Σταθμό. Είμαι ο Μησικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα Τρίτη, όπω κάθε Τρίτη τη νύχτα, γύρω στι 10, ο Μησικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ. Είμαστε εδώ σε μια περιστροφή γύρω από τη γη, σε ένα revolution από το υπερπέραν και εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω στη γη, οι οποίε αναμεταδίδονται από το internet radio Albito 14. Όπως κάθε τρίτη τη νύχτα λοιπόν έτσι και σήμερα είμαστε εδώ live από τον Αλμπίντο 14 και το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαστε εδώ με τη συγκυβερνήτριά μου και με το ρομποτικό μας πλήρωμα στο σκάφος μας και η συγκυβερνήτριά μου εδώ γυρνάει τώρα όλες τις αντένες μας προς τον Αλμπίντο 14. Στέλνουμε το σήμα μας ε, έντονο κάτω στον Αλμπίντο. Σήμερα θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή όπως κάνουμε κάθε φορά κάθε τόσο όπου θα κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση με τον Γιώργο Καρποδίνη, τον Αλμπίντο 14, εμείς από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, ο Καρποδίνης από τον Αλμπίντο 14 και θα κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Επίσης έχουμε, ε, ε, είμαστε σε θέση κάποια στιγμή κατά τη συζήτησή μας να δεχθούμε και ερωτήσεις από τους συνταξιδιώτες μας εκεί κάτω στη γη, ε, να προσπαθήσουμε τέλο πάντων να τι απαντήσουμε ή να τι χρησιμοποιήσουμε σαν πρόφαση για περαιτέρω συζητήσει. Είναι λοιπόν μια ειδική εκπομπή, μια συζήτηση εξάνωθεν, σήμερα τη νύχτα και προσπαθούμε να καλέσουμε τον Αλμπίντο για να ξεκινήσουμε. Αλμπίντο, μα ακούσε εκεί κάτω, μα λαμβάνει. Αλμπίντο 14. Ακούει, ακούει, Αλμπίντο, ακούει. Γεια σου Γιώργο, από το υπερπέραν. Σε ποιο σημείο είστε τώρα διαστημικός? Ακριβώς πάνω από την Αθήνα, α, για να μπορούμε α, να επικοινωνούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάτσε να βγω στο μπαλκόνι τότε. Και <laughs> θα μας δίσανε ένα αστεράκι. φωτεινό. Πώς είναι τα πράγματα? Ε, τα πράγματα είναι ότι, όπως ξέρεις, μας βομβαρδίζουν συνεχώς με όλων των ειδών της απειλές. Ναι. Απειλείται πλέον ανοιχτά όλος ο κόσμος, με, μάλιστα με παραπάνω από έναν τρόπο. Ε, και αυτό δημιουργεί ένα, μια γενική σκεπτομορφή πάνω από την Ελλάδα, ειδικά, που οι Έλληνε είναι πιο βοηθάριδε από τους υπόλοιπους, ε, του υπόλοιπου ανθρώπου του πλανήτη, γνωστών, ε, και είναι και πιο κουτομπόλε, και πιο μεταδίδουν εύκολα τον πανικό του ένα στον άλλον. Σαν τα στροφάκια κάτι είμαστε. Ε, όχι και, είμαστε, όχι ε, ε, είμαστε Στρουμφοκατάσταση και στις τα απειλών αυτών που δεχόμαστε από παντού είτε ως ανθρωπότητα, είτε ως Ευρώπη, είτε ως Ελλάδα Όχι είμαστε, εμείς δεν είμαστε στρουμφάκια Είμαστε, είμαστε, εγώ αυτό βλέπω Α, ναι, κατάλαβα πώς το λες. το διαχωρίζω σε προσωπικό επίπεδο, το, το επιμερίζω, κατάλαβες Ε, όταν λέω είμαστε, δεν εννοώ εμένα και σένα και, και κάποιου από τους ανθρώπους μας ακούνε Εννοώ γενικά οι Έλληνε λειτουργούν σαν στροφάκια. Είναι κουτσομπόλιδες, είναι πανικοβάλλονται. Είναι όλοι... κάνουν μια πόρτα στο ίντερνετ να δει τι γράφουνε, τι έπονται, βγει... πώ λειτουργούνε και θα καταλάβει ότι πρόκειται για στροφάκια. Έχει βγει όλη η Ευρώπη στου δρόμου, αλλά εδώ είναι όλοι για καφέ. Όχι, κάνει λάθο. Και εμεί δεν είμαστε στου δρόμου. Γιατί ο καφέ στου δρόμου είναι. Α, για ψώνια εννοεί. Για ψώνια στου δρόμου, στο κουβέτι Λοιπόν, Σταίνω την καλησπέρα μου στο διαστημικό πλήρωμα και σε όλο τον πλανήτη γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο μέσα πρώτον και πολύ ωραίες παρές δεύτερον και τρίτον θα μου πεις πώς θέλεις να ε, το πάμε, να ανοίξουμε το θέμα και να βάλουμε τις ερωτήσεις που ήδη έχουν στείλει διάφοροι φίλοι ή να πιάσουμε τα θέματα από τις ερωτήσεις. Ας μιλήσουμε λίγο εμείς έτσι που έχουμε καιρό να μιλήσουμε στον αέρα και καθόλου ναι. θα ε, ρίξω και τις ερωτήσεις που βλέπεις. Okay. Okay. Ε, ξέρεις, ε, είναι χώρο το κλίμα γενικώ. Okay. αλλά εμείς σαν άνθρωποι είμαστε αισιόδοξοι και επίσης ε, ε, δεν φοβόμαστε το μέλλον γιατί το μέλλον είναι ανύπαρκτο. Δεν έχει ακόμα διαδραματιστεί δηλαδή, οπότε... Οι άνθρωποι φοβούνται ας πούμε, το παρελθόν, το οποίο δεν ισχύει πλέον. Ε, προβληματίζονται εξαιτία του παρελθόντο και επίση προβληματίζονται εξαιτία του μέλλοντος. Το παρόν με το ζόρι υπάρχει, μέχρι να πούμε τη λέξη π, έχει φύγει το παρόν. Επομένω, ζουν όλοι οι άνθρωποι σε μία. Κατά την άποψή μου, πάντοτε βέβαια. Σε μία παρέστηση, α πούμε, συνειδησιακή, κατά την οποία φοβούνται πράγματα που δεν έχουν συμβεί ακόμα. Σκέψιο. Αυτό, α πούμε, είναι απαράδεκτο για. Ε, πώς το λένε, για έξπνους σκεπτόμενους ανθρώπους. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο, επειδή ακούγονται πάρα πολλές απειλές και πάρα πολλές σενάρια προφητικά, έχουν γίνει όλοι προφήτες, αυτό που το βάζεις. Yeah. Ούτε έχουν γίνει πάντα προφήτες. Όλοι, Έχουν, έχουν ξαναγυρίσει την εποχή τη βίβλου. Ξέρεις, στι, ε, τα, στα χρόνια, α πούμε, τα πρόχριστού, στην ε, Μεσοποταμία, υπήρχαν τόσοι πολλοί προφήτες. Και τόσοι πολλοί γκουρού τέτοιοι προφήτε, α πούμε, οι οποίοι ήταν κάτι ανάλογο με το δικό μα New Age. Πώ έχουμε το New Age τώρα, υπήρχε και στην αρχαία Μεσοποταμία αυτό το πράγμα, γεμάτο προφήτε. Μιλάμε ναι, ναι. για αμέτρητου προφήτες. Ήταν τόσοι πολλοί οι που κανένα δεν είχε ακολούθου πάνω από 100 άτομα. Γιατί ο καθένα είχε, ο άλλο είχε 50, ο άλλο είχε 100 Ήταν ο χιλιάδε. Οπότε δεν μπορούσε κάποιο να έχει χιλιάδε ακολούθου, πάρα πολλού. Είχαν 50, 100, Τόσοι πολλοί. Έτσι λοιπόν και εμεί τώρα εδώ έχουμε γίνει όλοι προφήτε, βλέπω. Ναι, το ναι, ναι, ίντερνετ να τα ναι. σούμε όλοι προφήτες, στα σπίτια τους, στα καφενεία, στα αυτά. Και Μόνο που πέφτουν τα... έξω οι προφητείες. Ναι, εντάξει, και είναι, είναι μεγάλη συζήτηση και για τις προφητείες γενικότερα. Ότι πέφτουν όλε έξω, εσύ ξέρεις κάθε προφητεία που να έχει πέσει μέσα. Ελάχιστε είναι. ναι. Αλλά ναι. συζητώ έτσι απροπότες εννοώ. Ναι, ναι. Αλλά το ανησυχητικό για μένα είναι ότι δεν καταλαβαίνει ο, από ό,τι βλέπω ο μέσο συνείδητός άνθρωπο, Έχει κάποια συνείδηση ο κάθε άνθρωπο. Όπως και κάθε... Κάθε έχει μια μικρή συνείδηση. Και ένα κουνελάκι έχει μια μικρή συνείδηση. Νομίζω εγώ. Και έτσι λοιπόν και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια μικρή συνείδηση νομίζω. Ε, σε, πάνω στην φράση αυτή λοιπόν... Ε, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται να προαναγγείλεις ε, πράγματα... Δηλαδή, όπω μα λέγανε, αν θυμάστε, ήμασταν κατά τη διάρκεια τη διετία αυτή με τον ε, κορονοϊό. Και λέγανε, σε τρει μήνε θα το κάνουν υποχρεωτικό. Σε έξι μήνε θα σε κυνηγάνε να σε σκοτώσουν. Σε αυτό και λέγανε κάτι τέτοια. Ναι. Και εγώ έλεγα, αν είναι δυνατόν να λένε από τώρα τι θα κάνουν, σε τρει μπίδε και σε τι αυτό και θα κάνουν αυτό και θα κάνουν. Άμα ήταν, θα το κάνανε. Και τώρα βγήκανε και είπανε: Καλά, πώ θα ήθελε ο Πούτιν να ρίξει, ένα, να ρίξει μια τακτική πυρηνική βόμβα στο κέντρο του Κιέβου, θα το είχε κάνει εδώ και μήνε. Γιατί, γιατί να περιμένει να το κάνει σε έξι μήνε, το κάνει το Φεβρουάριο, το κάνει το Δεκέμβριο κλπ. Έλαντε. Άμα ε, ήθελε ο Ερντογάν να μα επιτεθεί εμά, δεν θα το κάνει διαφήμιση, προπαγάνδα επί μήνες, Θα θα αυτονύχτα. Και τα λοιπά. Θα το κάνανε φιντιαστικά. Δεν θα το έκανε ο Εντογάν, θα έλεγε θα απειλούσε και θα έκανε. Αυτά είναι μπλόφε όλα. Ένα σωρό πράγματα που λέγονται. Είναι, Καταλαβαίνει, είναι σε επίπεδο προπαγάνδα. Το θέμα είναι ότι η προπαγάνδα έχει κάποιο πρόβλημα, Γιώργο. Το οποίο δεν το συνειδητοποιεί πολλού κόσμου. Η προπαγάνδα δεν απευθύνεται σε σκεπτόμενου ανθρώπου. Δεν ενδιαφέρεται η, η, η επίσημη η τέχνη τη προπαγάνδα όπω δημιουργήθηκε και όπω εφαρμόστηκε μέσα στον 20 αιώνα. Είναι κλασικά αυτό. Δεν απευθύνεται σε κανέναν έξιπνο άνθρωπο η προπαγάνδα. Η προπαγάνδα απευθύνεται μόνο σε ηλίθιους. Ακριβώς. Μάλιστα θεωρούν, οι ίδιοι που τη φτιάχνουν την προπαγάνδα, θεωρούν ότι ο στόχος τους, το target group τους, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ηλίθιων. Δηλαδή στου πανηλίθιους. Κάτι του στείλει το 15% των ηλίθιων το 5% του πληθυσμού. Το σκεπτικό της προπαγάνδας είναι λοιπόν να επηρεάσει αυτό το 5% των πανηλήθειων μόνο και κανέναν άλλον και αυτοί με, τις, ε, με το θόρυβο που θα κάνουν, επειδή οι λύφοι κάνουν θόρυβο, με το θόρυβο που θα κάνουν και με την επιρροή που έχουν στην κοινωνία μέσω των συγγενειών τους, των φίλιων τους, των συνεργασιών τους κλπ. κλπ. Να... Ε, αρχίσουν να διαδίδουν αυτοί με τη σειρά τους την προπαγάνδα και με τη σειρά τους ίσως σε ένα άλλο ποσοστό γίνουν πιστευτοί αυτοί προσωπικά όχι η προπαγάνδα όπως εκπέμφθηκε. Αυτό είναι ο στόχος της προπαγάνδας. Αυτό το ξέρει ο κόσμος αυτό το πράγμα, σας το λέω όποιοι ακούνε εδώ τον Αλμπίτο 14 ή τον μυστικο διαστημικό σταθμο να το θυμάστε. Ότι αυτό είναι κανονικά η προπαγάνδα. Έτσι δουλεύει. επομενω είναι προπαγάνδα λοιπόν ότι ακούτε. Ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα ανεβούν τα προϊόντα, θα ανεβούν η ενέργεια, δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε αυτό, θα έρχεται πείνα. Πώ το ξέρει εσύ από πριν. Για να ξέρει κάποιο από πριν ότι έρχεται πείνα σε όλο τον πλανήτη, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα ελεγκτικό μηχανισμό παγκόσμιο, κάτι σαν ένα super που παρακολουθεί τα πάντα. Και με αυτό το κομπιούτερ κάποιοι έξυπνοι κάνουν πρόβλεψη και λένε τι θα γίνει. Εδώ δεν μπορούν να μα πούνε τι καιρό θα κάνει σε τρει μέρε. Αν μπείτε αυτή τη στιγμή στο μετρολογικό δελτίο. Θα δείτε ότι σε 4-5 μέρε από τώρα θα βρέχει. Αλλά μέχρι να έρθουν αυτέ τις 4-5 μέρε, θα δείτε ότι κάθε μέρα θα το αλλάζουν. Μετά θα λένε: Όχι, θα ψυχαλίζει. Μετά θα λένε: Όχι, θα έχει ήλιο. Μετά θα λένε: Όχι, στη νευσιά. Και την ημέρα εκείνη που αρχικά λέγανε ότι θα βρέχει, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, και θα πούνε: Εντάξει, κάναμε λάθο. Όχι, όχι, δεν θα πούνε κανένα λάθο. Μπαίνουν και το αλλάζουν συνέχεια. Οπότε, κάνα λάθο πότε. Σήμερα, χτε, προχτε, αφού το αλλάζουν κάθε μέρα. Να, ναι. Καταλαβαίνε. Έτσι λοιπόν, εδώ δεν μπορούν ούτε τον καιρό να προβλέψουν, όχι το θα πέσει μεγάλη πείνα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κάτι και τα πιστεύετε. Ή ότι θα ανεβεί η ενέργεια, θα, έχουμε, θα κάνουμε διακοπέ ρεύματο, θα κάνουν το να θα κάνουν το άλλο. Όλα αυτά είναι το παλιό καλό κόλπο. Να σα πω εγώ ποιο είναι το κόλπο. Είναι παμπάλαιο κόλπο. Μπορώ και ακαδημαϊκά να σα μιλήσω γι' αυτό. Από πού προέκυψε, ποιοι το προτεφάρμοσαν, ποιοι το υιοθέτησαν. Αλλά α μην κουραστούμε, να πω το κόλπο. Και σ' ακούω, Γιώργο. Ε, το κόλπο είναι το εξή. Παράδειγμα, Γιώργο, φαντάσου ότι θέλω εγώ να σου πάρω τα παντελόνια και το βράκι. Στου βρακόστο και να σου πάρω και τα παντελόνια τώρα. Αν έρθω τώρα και σου πω, δώστα μου, δεν θα μου τα δώσει φυσικά, θα, θα θυμώσει μαζί μου, κατάλαβε. Θα αμυνθεί, ξέρω εγώ και τέτοια. Θα, θα πέσει ξύλο ενδεχομένω, αν πάω να το κάνω, έτσι ε, δεν είναι. Να, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ο στόχο μου Οπότε λέω, με αυτό που θα γίνει, Γιώργο, σε λίγο καιρό, θα σου πάρουμε το κεφάλι. Θα σου κόψουμε το κεφάλι, θα παίζουμε μπάσκετ με το κεφάλι σου μπροστά στα παιδιά σου και μετά θα πάρουμε και το κεφάλι των παιδιών σου. Εσύ κάθεσαι λοιπόν, ενίστασαι από τη μία, διαμαρτύρησε, αλλά από μέσα σου έχει τι πάνε σου. Φοβάσαι λες, Αυτοί είναι δυνατοί, μπορεί να το κάνουν, να μα πάρουν τα κεφάλια. Το κατάλαβε. Ναι. Βγαίνει λοιπόν, εσύ, καλείσαι λοιπόν, μαζεύει τη δύναμη από τα στροφάκια όλα και λες, Θα μα πάρουν τα κεφάλια, συγκεντρωθείτε, διαμαρτυρηθείτε, γράψτε ότι όχι εμεί δεν δίνουμε τα κεφάλια μα. Κλπ. Γίνεται λοιπόν μια μεγάλη φασαρία περίπου κοψίματος των κεφαλιών μας και όλο αυτό εδώ και τελικά τι γίνεται. Περνάει η διαμαρτυρία μας αυτή και η αντίσταση μας και έρχεται στο τέλος η, αυτοί που το λέγανε αυτό που είχαν τη δύναμη υποτίθε να το κάνουν και λένε εντάξει τελικά δεν θα σας πάρουμε τα κεφάλια μας κάνουν ε, και χάρη ναι τελικά δεν σας πάρουμε τα κεφάλια εντάξει άκυρο αλλά εντάξει θα μας δώσει τα παντελόνια σας και τα ευράκια σας και Όλοι ξαφνικά δότε θα πούνε ουφ, εντάξει. θα βγάλουν τα παντελώνα και του και θα τα δώσουν. Αυτό το κολπάκι που κάνουμε. Γιατί τα λέμε αυτά, αγαπητοί φίλοι, γιατί εμεί οι δύο που συνομιλούμε σήμερα εδώ και όλοι οι φίλοι μα ακούνε και είναι πάρα πολύ και του ευχαριστούμε. Το ξέρουμε το εργάκι πεδιώθεν. Λοιπόν, πάω ένα διάλειμμα, αδερφέ. πάρε μια ανάσα να αρχίσω yeah. να ζεσταίνομαι κι εγώ, γιατί είμαι μόνο μου και θέλω να ανεβώ. Τη μυσική, την εκπέμπουμε εμείς από το μυστικό διαστημικό σταθμό προς όλους εκεί έξω με DJ την συγκυβερνήτρια Θα βάσουμε επιλογές στο διαστημικό σταθμό και επιλογές του Αλμπέτο 14 Πάμε μια επιλογή Αλμπέτο 14 τώρα να σε πιάξω λίγο Άντε, οκ. Okay. Θα αφήνω να παίξει ένα κομμάτι από τα μας, <συσχε> δεν ισχύει αυτό που λες Είναι η εκπομπή, είναι δική μου Ευχαριστώ αφεντικό, ευχαριστώ Thank you boss, Thank you, okay. boss. Μυστικό διαστημικό σταθμό επανερχόμεθα. You can see I survived the worst, but my life is glorious. Uh, better know that I leave be hurdle, and I'm so victorious. Uh, take a look, I'm a symbol of greatness now. You can call me Morpheus. Yeah, as force of curing the wind, better believe I'm so notorious. Yeah, you know that I've been by my bread, even though we rapping now. When you live on the strip, even though you see me higher level trapping now. Uh, I superseded every one of my little struggles and so uh, your has never ever been an option. Trust, you see my paper long, like Watch all my traffic, and I'm about to take a hook. Sharp, and get it, get it. Together we made it. You see, Did it, did we it. made it even though we had our backs up against the wall come on, Forever come on. we waited And they told us we were never gonna get it But we took it on the road On the road On the road All got started, we were steadily just getting rejected And it seemed like nothing we could do would ever get us respected At best we were stressed, to the worst they probably said were pathetic Had all the pieces to that puzzle, just no way to connect it I was fighting through every rhyme, tightening up every line Never resting the question if I was out of my mind It finally came time to do it or let it die So we put the chips on the table and told them to let it ride saying yeah, together we made See, we did it. Did we it. made it. Even though we had our backs up against the wall. Come on. Forever we waited, and they told us we were never gonna get it. But we took it on the road, to the on the road, to the on the road. In the drums to the Spanish guitar. Ride with me. Come and get it. Yeah, yeah, yeah. Look It's In case you misunderstand exactly what I'm building, things that I can leave for my children's, children. Children. Children. Now on my wake up I smile to see how far I've come. Yeah. Fighting for sales on a strip, To a gate to hustle from. Yeah. From nights in jail on a bitch, using my muscle, son, yeah. to counting money like Dre and Jimmy and Russell yeah. Yeah. But now I live when I dream. You see, we finally did it. Oh. Let's make a toast to the hustle, regardless how you get it. Sing it. Together we made it. You see, we.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 Στη φίλη σήμερα το βράδυ, 18 έχει ο Οκτώμριος, μια ιδιαίτερη εκπομπή. Έχουμε συνδεθεί με το μυστικό διαστημικό σταθμό, με τον Παντελή Γιαννουλάκη και τη γυβερνητριά του, όπως κάθε Τρίτη στις 10. Σήμερα θα με την πρωτοβουλία του Παντελή μας κάνει τη χάρη το άτομο αυτό να συνομιλήσουμε με του φίλου ακροατές που είναι και πολλοί πληθεί. Καλησπέρα σε όλου, φίλου από παντού. Έχουν στείλει και ερωτησούλε και έτσι να κάνουμε μια διαδραστική εκπομπή, να χαλαρώσουμε λιγάκι. Θα θίξουμε και την τρέχουσα καθημερινότητα και τα πολιτικοκοινωνικά και ό,τι άλλο τεθεί από τι ερωτήσει παντελή. Με ακού, <Λα> Ναι, μια χαρά σε ακούω, καμπάνα. Λοιπόν. Ε, για επανελάβε. Έλα, με λαμβάνει. Οκ, σούπερ. Λοιπόν, να πάμε σε ορισμένε ερωτησούλε που έχουν έρθει από του φίλου, να τι βάλουμε στην κουβέντα, ή θε να τοποθετηθεί σε κάτι ιδιαίτερο. Όχι, κάνουμε ανοιχτή συζήτηση. Είναι συζήτηση εξάνω. για όλου. Oh. Μεταξύ μα, α πούμε, και για όλου. Εδώ, είπατε. Yeah, Αν νομίζω ότι έχουν μαζευτεί πολλέ ερωτήσει και θα μα δυσκολέψει να τι. Τρέξαμε όλες, μπορείς από τώρα να βάλεις, βάλεις διάλεξε μία και βάλε να την κουβεντιάσου Εγώ θα τις θέσω όλες για σιγά Δεν έχουμε πρόβλημα χρόνου Απλά επειδή ε, Το έχεις αυτό που λέμε Αλλά να είσαι συμπυκνωμένο Για να μπορούμε να καλύψουμε όλους του φίλου. Λοιπόν, Εντάξει καλυσ... Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ Καλησπαιρίζω το φίλο μας το χρόνο Από τις ΣΕΡΕΣ Ο οποίο ρωτάει τον παντελήτο Γιαννουλάκη Αν θα μπορούσε να μας πει μία και εφόσον είχε δηλαδή εμπειρία από ultra terrestrial που όπως έχει πει ο ίδιος είχε ο χρόνης ναι. από τις ΣΕΡΕΣ Ναι Έχω, η αλήθεια είναι ε, το είχαμε φέρει όταν κάναμε αυτές τις ε, δύο εκπομπές περί ultra τερέστριαλς μαζί με τον Βασίλη Μπαντίδη στο κώδικα μυστηρίων στο Astral TV Ναι ε, είχα, είχα, είχα κάνει μια ανοίξη ότι έχω κι εγώ εμπειρίες με ούτρα τερέτια. Η αλήθεια είναι ότι έχω ε, κάτι το οποίο είναι λίγο τρελό, ας πούμε. Έχω πολλές, όχι μία-δύο, ναι, έχω τάκω. πολλές. Βέβαια, ε, ε, κατ' τερά και τη ζωή μου εννοώ, αλλά ε, βέβαια κάποιες από αυτέ, όχι όλες, κάποιες από αυτέ, ε, τις είχα, ας πούμε, όταν ήμουν πιο, πιο νέο που δεν ήξερα καλά για αυτά τα πράγματα και τι είχα παρεξηγήσει ότι πρόκειται για κάτι άλλο. Καθοδόν όμω όταν άρχισα να ψάχνω την ιστορία με, το, με τους ούτρατερέστερες, κατάλαβα ότι οι εμπειρίες μας σχετίζονταν με αυτό και όχι με αυτό που νόμιζα τότε. Και έτσι λοιπόν έχω ας πούμε αρκετές καθαρές εμπειρίες ούτρατερέστερες και αρκετές μεθερ, μεθερμινευόμενες. Μάλιστα. Μία από αυτέ ε, ε, που τώρα είναι πολλέ. Μια παρέμβαση που να την εκπομπή α πούμε και αρκετά παράξενε, ε, αλλά μπορώ να πω τώρα ας με μία. πούμε ναι. μία. Βρίσκομαι κάποια στιγμή πριν από αρκετά χρόνια στην Ιρλανδία. Και όπως ξέρετε, η Ιρλανδία είναι ε, ο παραδοσιακό τόπο των εξωτικών. Τα αυτό που λέμε εξωτικά. Ε, Συμπεριλαμβάνεται μέσα σε όλη αυτή την ιστορία με του Ultra Terrestrials. Δηλαδή, να το πούμε έτσι, μάλλον για να γίνει καλύτερα κατανοητό για όσου δεν έχουν παρακολουθήσει τι εκπομπέ αυτέ, η Ultra Terrestrials είναι προσέγγιση η οποία ξεκίνησε ε, ω Ultra με αυτόν τον τίτλο από τον Τζον Κιλ, έναν πολύ μεγάλο ε, δάσκαλο μα και ερευνητή, ουφολόγο απίστευτο. Οι περισσότεροι ίσω τον ξέρουν από την. Η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του The Mothman Prophesis με τον Ρίτσαρντ Γκίλ για γίνει και ταινία. Ήταν βασισμένο πάνω στο βιβλίο του John Kill, The Mothman Prophesis. Ο John Kill έχει και, και, και πολλά άλλα βιβλία και μεγάλη δραστηριότητα μέσα στα χρόνια. Και είναι, στο Strange, ειδικά, είναι από τους μεγάλους δασκάλου μα, ο Τζον A. Kill. Ε, και συμφωνεί ο Kill με τον Zach Βαλέ τον μεγάλο ουφολόγο ο οποίος έχει πρώτο προτείνει αυτή την ιστορία, ότι η ιστορία με τα UFOs είναι ένα φαινόμενο το οποίο αλλάζει μορφή μέσα στα χρόνια και ότι δεν είναι κάτι εξωγήινο, αλλά προέρχεται από εδώ, από τη γη. Αλλά από τη γη όμως, από, μια, από ένα παράλληλο κόσμο. Δηλαδή από μια παράλληλη πραγματικότητα με αυτή που βιώνουμε καθημερινά. Ή αν θέλετε να το πούμε λίγο πιο, πιο παραδοσιακά, αν και δεν ισχύει ακριβώ, από μια άλλη διάσταση. Ε, και κατ' επέκταση πάρα πολλά τέτοια ε, φαινόμενα και καταστάσεις μέσα μέσα τους αιώνες είναι το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή είναι το ίδιο φαινόμενο κατά τον Κιλ και τον Βαλέ και συμφωνώ και εγώ μαζί τους και δεν συμφωνώ απλά μαζί τους επειδή έχω διαβάσει τα βιβλία τους, συμφωνώ μαζί τους επειδή το έχω ψάξει και εγώ ε, ε, ότι είναι το ίδιο φαινόμενο, η ιστορία με τα UFO και αυτού που εμφανίζονται ως εξωγήινοι ε, η, η ιστορία με ξωτικά είναι το ίδιο φαινόμενο. Με τα φαντάσματα, με, τα, με τις εμφανίσεις ε, δι, σε διάφορες θεσκευτικές ε, που έχουν ερμηνευτεί θεσκευτικά. Όπως για παράδειγμα αυτή η ιστορία με τα φαύματα της, της φατίμα, των αρχών του αιώνα. Αν δείτε το περιστατικό όλο με τη φατίμα θα δείτε ότι είναι ουφολογικό καθαρά. Ε, και λοιπά, και λοιπά. Πολλά δηλαδή φαινόμενα, έφερα τώρα μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, πάρα πολλά φαινόμενα που φτάνουν μέχρι τη βασιά αρχαιότητα, είναι το ίδιο φαινόμενο και είναι αυτό, είναι η ούτρα τερέτσιαλς. Οι οποίοι δεν παίρνουν και διαφόρων ιδών. Ε, οπότε μέσα στο, στο ζήτημα αυτό μεγάλο κομμάτι, ε, μεγάλο ρόλο παίζουν ε, και ε, παίζαν στο παρελθόν, τώρα τα βλέπουμε σαν, ε, αν γίνουν τώρα περιστατικά τέτοια, τα βλέπουμε σαν ισογήινους. Στο παρελθόν όμως τα βλέπανε οι άνθρωποι εξωτικά. Και τώρα, συγκεκριμένα λοιπόν στην Ιρλανδία είναι οι Φέηρης. Να πούμε τώρα επίσης ότι η Φέηρης, αυτό που εμείς ονομάζουμε εξωτικά, που προέρχεται στα ελληνικά από το εξωτικά, όπω λέμε κάτι εξωτικό, εξωτισμός κλπ. που εννοούμε ότι κάτι που έρχεται από έξω, από το δικό μας κόσμο. Γι' αυτό και λέγονται εξωτικά. Και οτιδήποτε χαρακτηρίζεται εξωτικό είναι δηλαδή κάτι έξω από την καθημερινή σπουδαία πραγματικότητα, έξω από αυτό που ξέρει. Ακόμα κι αν είναι χαβανέζικο, α πούμε, και λέμε Α, αυτό είναι μια εξωτική παράσταση, α πούμε. Ένα παράδειγμα, επειδή είναι πολύ μακριά και έξω από οτιδήποτε ξέρουμε εμεί εδώ στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, Και το ίδιο ισχύει λοιπόν, και σε εξωκοσμικό επίπεδο, α το πούμε. Λοιπόν, οι θέεις αυτοί, λοιπόν, ε, όπω ονομάζονται στην Ιρλανδία και στην αγγλική γλώσσα, έχουν, αποκαλούνται ε, δεν είναι εξωτικάκια. Αυτό είναι μια παρεξήγηση που έχει γίνει ε, από τον Σέξπιρ. Δηλαδή δεν πρόκειται για αυτές τις μικρές νεράιδούλες, πως είναι οι Τίνκιμπέλ που πετάνε στα λουλούδια και είναι κάτι νανάκια, μικρά, κάτι yeah, αυτά. Yeah, yeah, yeah. Α, αυτά εδώ προέρχονται από το όνειρο θερινής του Σέξπιρ. Δεν υπήρχαν πιο πριν, δεν είναι από την παράδοση δηλαδή. Ή από εμπειρίε τέτοιε. Είναι από τον Σέξπιρ έχει διαδοθεί αυτή η απο εμπειριε τετοιε ειναι απο τον που εχει διαδοθει αυτη η εικονα και έχει πάρει την, την πορεία τη, α πούμε, σαν, ένας, σαν μια μυστική κατάσταση μέχρι σήμερα και νομίζω πολύ πολλοί κόσμο τον ακούει φέιρι, ότι εννοούμε αυτά. Όχι. Οι φέιρι τη παράδοση είναι σαν άνθρωποι. Δεν είναι ούτε νάνοι, ούτε εξωτικάκια, ούτε αυτά. Είναι άνθρωποι κανονικοί. Ακριβώ δηλαδή όπω οι άνθρωποι που βγαίνουν μέσα από τα. Του υπταμένους δίσκους σε όλους τους επαφικούς από τη δεκαετία του 40 μέχρι και τη δεκαετία του 70 όπου η, τα πληρώματα των υπταμένων δίσκων είναι άνθρωποι δεν είναι εγκρίβοι δεν είναι ερπετόμορφοι, δεν είναι έντομα δεν είναι έξω εγώ σε κάποιε περιπτώσει, α πούμε, είναι... υπάρχουν βέβαια και κάποια παράξενα περιστατικά, στα οποία συνήθω είναι κάτι σαν ρομπότ. Yeah, Αλλά οι yeah. περισσότερε φάσει είναι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όπω περιγράφονται, άμα θα το δείτε στην παράδοση, είναι η ίδια περιγραφή με του φέιλιε τη Ιρλανδία. Οι οποίοι ονομάζονται και πιο παραδοσιακά στην Ιρλανδία και του άσα τεντανάν. Η του άσα τεντανάν, δηλαδή μια παλιά οικογένεια την οποία τη θεωρούσαν θεϊκή. Που ήρθαν απ' έξω στην Ιρλανδία και θεωρούνται μάλιστα και μία από τι εισβολέ τη Ιρλανδίας. Αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη παράδοση και μεγάλη βιβλιογραφία, και δεν υπάρχει άνθρωπο σε όλη την Ιρλανδία που να μην το αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό με κάποιον σεβασμό ή με κάποιο φόβο. Ακριβώ επειδή επί αιώνε όλοι οι Ιρλανδοί είχαν πάνω κάτω επαφέ ή ζήτηματα ή φαινόμενα με αυτού του Φέιλι. Και έτσι λοιπόν. Εγώ είχα κάποιες εμπειρίες με φόηρες τις οποίες τις είχα και στη Σκοτία. Έχω κάνει δυο φορές το γύρο όλη τη Σκοτίας. Παντελή, αν θες, δύο-τρία χιλιοστά το στόμα σου από το μικρόφωνο για να μην μπουκώνει. Ε, συγγνώμη. Προσπαθώ να το χώρσω πιο κοντά γίνεται για να... Εκεί, εκεί που Μουκώβω είσαι... Καλά. είσαι εκεί, για να καλά, να μην... εκεί είσαι μια χαρά, ναι. Λοιπόν, ε, σε διέκοψα στο ότι έχεις κάνει το γύρο τη ε, Σκοτίας. Ναι, έχω... Έχω κάνει δύο φορές τον γύρο της Κωτίας, τον Highlands και των Ευρύδων κλπ. Ναι. με εξερευνητική πρόθεση εννοείται ναι. και έχω διάφορες εμπειρίες τέτοιες κατά τη διάρκεια αυτού του εξερευνητικού γύρου της Κωτίας και επίσης έχω τέτοιε εμπειρίες και στην Ιρλανδία όπου έχω κάνει και τον γύρο της Ιρλανδίας έχω πάει παντού λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν στην ε, ε, η Ιρλανδία είχα γνωρίσει έναν ε, μουσικό Ιρλανδό παραδοσ... που παίζει παραδοσιακή μουσική. Ναι. Τον Σον ε, Τίρελ λέγεται ο μουσικό αυτός. Τον οποίο εγώ <κοί> τον είχα γνωρίσει στο Σλάιγκο της Ιρλανδίας. Δηλαδή στην βόρειο... όχι στη βόρειο Ιρλανδία, αλλά κοντά. Βορειοδυτικά. Εκεί που λέγεται... Η, η, η όλη ευρύτερη αυτή περιοχή λέγεται Gates Country δηλαδή γιατί ήταν τα μέρη του William Butler Gates του ποιητή ας πούμε ο είναι ε, μεγάλη μορφή στην Ιρλανδία και έτσι έχουν ονομάσει όλη αυτή, όλες αυτές τι περιοχές εκεί στο, γύρω από το Sligo, ε, Gates Country εκεί είχαν γνωρίσει λοιπόν τον Σον Τίρελ είχαν γίνει φίλοι και με είχε καλέσει στην ε, ε, Κονεμάρα και στο Κάουντι Κλέρ γιατί αυτός είναι από το County Κλερ. Η Ιρλανδία χωρίζεται σε Κάουντις. Αυτό που ναι. εδώ εμείς ίσως λέμε νομούς, εγώ πάντα, είναι κάτι ναι, ανάλογο. Ναι, ναι, ναι. Ε, δηλαδή στην, δι, στις δυτικέ ακτές της Ιρλανδίας. Αυτά είναι πολύ περίεργα παράξενα μέρη, πολύ ερημικά. Ειδικά το, στην Κωνεμάρα, ανάμεσα στην Κονεμάρα και στο Κάουντι Κλερ υπάρχει μια τεράστια περιοχή που λέγεται Δεμπάρενιν. Δηλαδή, η γυμνότητα, ας πούμε, δεν έχει τίποτα, γύρι με βράχια, με παράξενα δάση, με παραξου σκολπίσκους, έτσι, μια μεγάλη περιοχή. Φιλοξεν, με δύο λόγια, είναι μεγάλη ιστορία, το λέω με δύο λόγια, φιλοξενούμενο στο σπίτι του Σόν Τίρελ, στην, στο Κάουντι Κλέρ, πηγαίνουμε στο Μπάρεμ, όπου θέλει να συναντηθούμε με του Φέηρης. Δηλαδή υποστηρίζει, μου υποστηρίζει σε μένα ο Σοντήρας ότι βρέσκει σε επαφή με του Φέρις. Και ότι γνωρίζει τις πύλες με τις, από τις οποίε μπαίνουν εδώ σε εμά, στον κόσμο μας. Η όλη ιστορία, τώρα θέλει συζήτηση, η όλη ιστορία είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη στον κόσμο και δίτωρα μια και μιλάμε για την Ιρλανδία, συγκεκριμένα μέρη στην Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται α πούμε Φέρι Μάουντς, Φέρι places, Φέρι κάτι fairy, από εδώ, Φέρι Κλέντ, Σαν να λέμε εξωτικό δάση, εξωτικό βράχια, εξωτικό γεφύρια, εξωτικό έτσι, εξωτικό αλλιώ. Τα οποία έχουν παρουσιάσει μεγάλη και συχνή δραστηριότητα εμφανίσεων των φέιρι, και έτσι τα θεωρούν οι Ιρλανδοί ότι είναι πόρτε εκεί, ότι, ότι είναι πύλες, παράθυρα, με τα οποία υπό συγκεκριμένε συνθήκε, συνήθω που έχουν να κάνουν με το φεγγάρι, με την εποχή του χρόνου, με τον καιρό, με διάφορα τέτοια, ε, γιατί υπάρχουν και οι λεγόμενοι φέιρι-doctors. Δηλαδή, οι οποίοι ασχολούνται και είναι σε συνεχή επαφή με ταξιδιωτικά. Και υπήρχαν στο παρελθόν πάρα πολύ τέτοιοι, και υπάρχουν ακόμα, απλό το κρύβουν. Δηλαδή, δεν, ήταν τόσο, δεν είναι τόσο γνωστοί όπω ήταν στο παρελθόν που του ξέραν όλοι. Μια άλλη συζήτηση αυτό. Αυτοί έχουν το second site, όπω λέγεται. Δηλαδή, τη δεύτερη όραση. Μπορούν δηλαδή να βλέπουν πράγματα που οι άλλοι άνθρωποι δεν τα βλέπουν με το second site αυτό. Ναι. Και μπορούν μάλιστα. <κυκλή> Να, να, να βλέπουν και σκηνέ από το μέλλον. Και να λένε ότι θα συμβεί αυτό, θα γίνει εκείνο, τα παιδιά. Βλέπουν αυτοί σαν σκηνέ, όπω γίνονται. Και σου περιγράφουν τη σκηνή, δεν ξέρουν λεπτομέρειε. Λένε ότι ο Τάδε θα είναι στον Τάδε δρόμο και παθαίνει αυτό. Και του το λένε και του λένε μην πηγαίνει από τον Τάδε δρόμο γιατί εκεί θα πάρει αυτό. Αλλά δεν ξέρουν να το πούνε πότε θα το πάρει. Έχουν δει το, το βίντεο μόνο, κατάλαβε. Έχουν μοιριστεί και το... ταινίε με αυτό το θέμα. Βέβαια. Λοιπόν, πολλά, ναι, πολλά και βιβλία υπάρχουν ναι, ναι, ναι. Και, και παρα βιβλιογραφία τεράστια. Και η παράδοση μάλιστα λέει ότι αν έχεις μαζί σου κάποιον, είσαι μαζί με κάποιον που έχει το second site. αν τη στιγμή που βλέπει κάτι που εσύ δεν το βλέπεις σου πατήσει το πόδι και σε πιάσει από τον νόμο, το βλέπεις κι εσύ. Τώρα, το περίεργο είναι ότι ακριβώ αυτή την πεποίθηση την, έχουμε, την έχω συναντήσει αρκετέ φορέ και μάλιστα, μια πρόσφατα τώρα, άκουγα ένα φίλο μου και στείλει ένα βιντεάκι με τον παππού του, ναι. ε, υπάρχει και στην Ελλάδα αυτή η πεποίθηση. Ότι αυτοί που έχουν το second snipe, του πατάνε το πόδι και το βλέπει και εσύ. Το οποίο είναι λεπτομεριούλα τώρα, η οποία πώ έχει, πώ, α πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, που είναι στην άλλη άκρη τη Ευρώπη. Ναι, ναι. Ε, Πολύ ε, είναι ασήμαντο, σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, Μπράβο. λοιπόν mm -hmm. ο Σον Τίρελ λοιπόν, με τη βοήθεια διαφόρων φέρει δόκτορς και τύπους που έχουν το Second Sight έχει έρθει σε επαφή, σε κάποια μέρη, στο County Κλέρ και στην Κονεμάρα και στο Μπάρεν με τους φέρεις. Και στη φάση που με φιλοξενεί εμένα έρχεται ένα τύπος, με το σπίτι που μέναμε σε μια μονοκατοικιούλα, του πουθενά, στα μπράχια εκεί ξεζηλάβια, mm -hmm. έρχεται μέσα στο σπίτι αυτό ο τύπος και του λέει, ε, ήρθε η ώρα σήμερα, σήμερα το, το, το βράδυ γίνεται η φάση και πρέπει να πάμε σήμερα και πανικοβάλλεται ο τιρελ και μου λέει, ξέρεις αυτό το πράγμα είναι έτσι και έτσι οπότε με παίρνει και εμένα μαζί να πάνε μαζί με τον Φέιρι δόκτορ τόν να πάνε σε ένα μέρο στο Πάρεν για να συναντήσουν τους Φέιρις και πηγαίνουμε λοιπόν εκεί μαζί είναι μεγάλη ιστορία. Σα τη λέω με δυο λόγια τώρα και θα πάρει όλη την εκπομπή για να σα το δείξω. Ε, όχι, βέβαια, έχω ναι. να κάνω ερωτήσει εδώ πέρα. Μπράβο. Λοιπόν, και πηγαίνουμε λοιπόν εκεί και όντω, κατά το σούρπο, ανάμεσα σε δύο μεγάλα βράχια, βλέπουμε μία θολούρα. Δηλαδή, όπω βλέπουμε ανάμεσα από τα βράχια, θολώνει το τοπίο. Σαν να το βλέπουμε μέσα από ένα γυαλί, α πούμε, το οποίο ξανακαθόλωσε. Ναι. Το οποίο δεν έχει να κάνει με την όρασή μα. Διότι το υπόλοιπο το οποίο γύρω-γύρω ήταν καθαρό. Μόνο στο εκείνο το σημείο ήταν η θολούρα αυτή. Αυτή η θολούρα έξενα τρέμει και βγήκανε μέσα από τη θολούρα δύο άνθρωποι. Οι οποίοι φορούσανε ολόσωμες φόρμες. Οι οποίοι ήτανε ξανθοί δύο άντρε, Οι οποίοι ήτανε ηλικίας ας πούμε τους έχω, δεν του είδα από πολύ κοντά αλλά ας πούμε από μια πρόσταση ας πούμε 15 μέτρων, 20 μέτρων. Ναι κάτι εκτίμηση τέλος πάντων Ναι. ναι. Ηταν περίπου 30 άριδε, 30 ψηλό ανάστημα, ξανθεί με κάπως μακριά μαλλιά. Όχι πολύ μακριά, ε, σαν αυτά που πηγαίνουν. Ξέρετε, έτσι λίγο κατάλαβε. Ναι. Με το λαιμό, α πούμε. Με του ώμου. Και φορούσαν σκούρα ολόσωμη φόρμα, και οι δύο. Και καθίσανε μπροστά εκεί. Και πήγε ο Φέρει Doctor, αυτό εδώ που ήταν μαζί μα, μας ήταν τρει. Εγώ ήσουν ο Τίρελ και ο, ο, ο, ο Ferry Doctor. Πήγε ο Φέρι Doctor να πάει προ το μέρο του και σήκωσε το χέρι του ο ένα και του έκανε stop. Εκεί, μέχρι εκεί δηλαδή, μην πλησιάσετε άλλο. Και άρχισε ο άλλο να κάνει κάτι νοήματα με, με τα χέρια του. Σαν πώ είναι αυτή η γλώσσα των κοφάλαλων. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα τέτοιο πράγμα το οποίο δεν ήταν όμω η γλώσσα των κοφάλαλων, ήταν κάποιε χειρονομίε παράξενε. Αυτέ τι χειρονομίε τώρα τις ε, αντέγραφη τη, ανταπαντούσε εκείνη τη στιγμή ο Φέρι ντόκτορ και μιλούσαν από μακριά με αυτέ τι χειρονομίε. Και ε, τότε ο Σον Τίρελ μου, ε, μου είπε: Άφησε τον αυτόν με, που ψιθύρισε, Άφησε τον αυτόν να κάθεται να του μιλάει με τι χειρονομίε και πάμε εμεί από εδώ δεξιά να πάμε κυκλωτικά να του πλησιάσουμε από την άλλη μεριά. Και όντω τον αφήνουμε αυτόν ο οποίο είναι εστιασμένο πάρα πολύ, αποσβολωμένο εκεί πάνω σε αυτού και κάνει τα χέρια του διάφορα. Δεν μα δίνει σημασία εμά. Φεύγουμε να πάμε ε, στην, να του πλησιάσουμε από την άλλη μπάντα. Αυτοί μα παίρνουν τρέφα, μα καταλαβαίνουν ότι πάμε να το κάνουμε και ο τύπος, ο άλλο, εκτό που έκανε τι χειρονομίε, σηκώνει το χέρι του σε, σε ε, χε, χαιρετισμό, από χαιρετισμό. Γεια σα! Και εμεί έχουμε μείνει ακίνητη ξαφνικά, α πούμε, γιατί είδαμε ότι μα καταλάβανε και μα είπαν να μην πλησιάσουμε και δεν ξέρω τι θα σήμαινε αυτό. Ε, έκανε γεια σα! Και ξαφνικά, παπ! εξαφανίστηκαν. Και μετά, κάναμε ολόκληρο καβγά με τον Fairy Δόκτορ διότι αυτό εκείνη τη στιγμή τη... μα έλεγε ότι με τι χειρονομίε αυτέ συνεννοούταν να ακολουθήσουμε κάποια διαδικασία που θέλαν αυτοί. Δηλαδή, ότι για να πλησιάσουμε σε εκείνο το μέρο, έπρεπε να ακολουθήσουμε κάποια διαδικασία, την οποία την, μετα... την μετέφερε αυτό στον Fairy Δόκτορ με κάτι χειρονομίε. Τι κωδικέ, τι οποίε καταλάβαινε ο Ferry ναι. Και σι, την ώρα που συνεννοούτανε, εμεί κάναμε αυτή την κίνηση και τι τρομάξανε. Μας. Σου λέει ότι έχουμε κακή πρόθεση, έτσι πάνε να, να, να μας να, να κάνουν κάτι από, έρχονται από τα πλάγια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν ήταν σωστό που αντί να του προσεγγίσουμε κανονικά μέσω τη διαδικασία ή έστω να βαδίσουμε σιγά σιγά προ το μέρο του ευθεία, εμεί πήγαμε από τα πλάγια να, να μην μα δούνε, να του πλησιάσουμε. Και αυτό δεν του άρεσε. Και σταμάτησαν την επικοινωνία και μα έκαναν και ένα γεια και, και χάθηκαν. Και μετά. Η εξαφάνιση ε... ήταν άμεση, δηλαδή. Μπάμπα. Την τη μια, τη μια στιγμή του βλέπαμε, την στιγμή δεν του βλέπαμε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν δηλαδή έγινε με κάποιο πυροτέχνημα ή εντυπωσιακά η εξαφάνιση. Ναι, κατάλαβα, Αυτό, ναι, ναι. Να κατάλαβα. Μια του βλέπει, γιατί του έβλεπε. Την επόμενη στιγμή. Και άρχισε να φωνάζει ο άλλο, ο Ferry Doctor. Οπότε έγινε καυγά μετά. Α, αλλά μέχρι να γίνει καυγά, εγώ έτρεξα. Και πήγα εκεί σε εκείνο το σημείο που γινόταν όλο αυτό εδώ και δεν υπήρχε τίποτα, Ρε Γιώργο. Τίποτα από ό,τι του κάτι πουρνάρια ήταν. Δεν, μετυπου... δεν με εντυπωσιάζει, αλλά προσωπικά αλλά είναι εντυπωσιακό ω ναι. συμβάν, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, αυτοί τώρα οι τύποι, άμα, άμα δείτε ε, τι αφηγήσει που είδα εγώ, που ήταν φέιρι. Ναι. Άμα δείτε τώρα τι αφηγήσει για τα πληρώματα των διταμένων δύσκολων με του απαθικού κτλ. Είναι mm. τα ίδια άτομα. Τέτοια άτομα περιγράφουν. Ναι, ναι, ναι. Ε, αυτοί λοιπόν, λοιπόν. ήταν ούρτρα τερέστριάδε. Ένα παράδειγμα. Πάμε σε μια άλλη. Σε Έχω και άλλε εμπειρίε παράξενε, ακόμη πιο παράξενε από αυτή Ά, Αλλά αυτή επειδή λέγεται γρήγορα, οι άλλοι θέλουν. εξηγήσω, και, και εδώ αναγκάστηκα να πω διάφορα πράγματα για το background για να γίνουν κατανοητά. αυτά Ω, τα καλά, πράγματα. γίνει μεγάλη καλά, κουβέντα, καλά, κουβέντα yeah. για να θίξει και γνώσει και πληροφορίε που δεν έχει ο άλλο που σ' ακούει για να μπορεί να το παρακολουθήσει καλύτερα. Κοιτάξτε, για, για να θέτουν αυτέ τι ερωτήσει οι φίλοι, είναι εξοικειωμένοι, είναι δικοί μα ακροάτε, είναι ψαγμένοι, Δεν την κάνει την ερώτηση ένα έτσι τυχαία, την κάνει για θέλει να μάθει κάτι περαιτέρω από αυτά που ξέρει. Λοιπόν, ναι. θα Εχεί. κάνουμε και αυτή να πάμε διάλειμμα, να συμπυκνωμένο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι οι ερωτήσει είναι πάνω σε τέτοια ζητήματα. Ε, καταλαβαίνετε; ναι, αυτό ήταν τώρα διήγηση τύριο ναι, ναι, ναι, και εγώ ναι. το κάνα σε δεκατατάμιση. Κάνα πρόβλημα, ούτως όταν η εκπομπή καταγράφεται, αγαπητοί φίλοι, και μετά θα απαχθεί σε επανάληψη και ούτω καθεξής και λοιπά. Έχουμε ένα αρχείο, κλείσαμε εκτές 3,5 χιλιάδες εκπομπές από το καλοκαίρι του 14 αγαπητοί φίλοι, εδώ στον Αλμπέντο. Λοιπόν, α... Ε, με σου, ε, εννοείται αγόρι μου, εγώ εδώ 24 ώρες, 24 ώρες. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το κάνουμε συχνά αυτό πλέον, χειμωνιάζει, interactive έτσι τις εκπομπούλες, να συζητάμε. Ένα, δεύτερον, να με ρωτάνε φίλοι γιατί δεν γίνονται και ειδικά στο στυλ που κάνουμε εμείς παλιά, ε, ομιλίε κλπ. Θα σε ενημερώσω να κατέβεις στην Αθήνα, οι φίλοι θέλουν να σε δουν από κοντά, να οργανώσουμε μια ομιλία. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο χώρο να το κάνουμε αυτό πλέον και θα συνειδηθούμε. Στο λέω από τώρα γιατί με ρωτάνε. Τρίτον, ο Δημήτρης ο οποίος δεν μου γράφει που μας ακούει ο Θεόδωρος Σο, δεν το λέω όλο το επίθετο, ρωτάει ε, τον το Γιαννουλάκη να του απαντήσει σχετικά με την κούφια γη και την υπόθεση με το Γιάννοπουλο και να μας πει για το μυστικό πόλεμο με την έννοια που το θέτεις στο βιβλίο σου. Τώρα αυτό είναι γενικό. Σημάζεψε το πρόσθεσαι. <coughs> ναι. Βλέπω και εγώ τώρα εκεί που κατέδευε την ερώτηση ο φίλος μας. Λέει θα ήθελα να ρωτήσω με αφορμή την ανάρτησή σας Σχετικά με την κούφια γη και την υπόθεση του Γιανόπουλου, να μα πείτε λίγα λόγια για το μυστικό πόλεμο. Αυτό. Με την έννοια που τη θέτε στο βιβλίο σα, στον ελληνικό χώρο τη Αναζήτηση. Έτσι. Καλή εκπομπή απόψε, κλπ. Ναι. Ε, τώρα, για αυτού που δεν το ξέρουν, τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα, ε, ο φίλο αυτό ε, με ρωτάει εξαιτία μια ανάρτηση που έκανα στο Facebook, ε, όπου εκεί διηγούμε γιατί δεν είναι σωστό ο όρο κυλιγή και, και είναι κούφια γη. Και εξηγώ γιατί και εξηγώ και μια ολόκληρη απάτη που έχει γίνει πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ε, και α, αν μπείτε στο προφίλ μου στο Facebook μπορείτε να δείτε την, την εξιστώρησή μου εκεί και πώς ε, έχουν ξεκινήσει αυτά τα πράγματα. Είναι παρασχηνιακά δηλαδή. τα οποία εμένα μου τη δίνει που ακούω συνέχεια αυτό το εναλλάξ και το χρησιμοποιούν περισσότερο εναλλάξει. Μια λένε κύλιγη, μια κούφια Υπάρχει ειδικό λόγος. Που έχει κυκλοφορήσει αυτό το κυλιγείο, το οποίο είναι άκυρο βέβαια και είναι και προϊόν απάτη. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση την οποία ναι, εσύ, εσύ... αντιδρά, αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι. Καθυστερημένα μετά από χρόνια. Δεν πειράζει, επειδή, δεν πειράζει. Συνεχίζει, επειδή συνεχίζει να υπάρχει, θα έπρεπε καθόλου να έχει εξαφανιστεί. Οπότε έχουν εξαφανιστεί οι παράγοντε που το δημιούργησαν. Για πάμε. Λοιπόν, και ο φίλο λοιπόν λέει επάνω σε αυτό εδώ, καταλαβαίνει κάπου ότι αυτά έχουν προκύψει εξαιτία του μυστικού πολέμου. Τον οποίο περιγράφω στο βιβλίο μου, Ο Μυστικό Πόλεμο. Ναι. Και λέει, προφανώ, σκέφτεται ότι σχετίζεται αυτό το πράγμα με το μυστικό πόλεμο στον ελληνικό χώρο τη Αναζήτηση. Στον τομέα αυτών. Ναι. Κατάλαβε. Λοιπόν, τώρα, αυτό για να γίνει καλύτερα κατανοητό ω ερώτηση, θα έπρεπε κάποιο να έχει διαβάσει το βιβλίο μου Ο Μυστικό Πόλεμο. Το οποίο όμω μπορεί να το βρει, να το διαβάσει, μπορεί να ε, το βρει στο, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange αν βάλεις στο Google περιοδικό Strange, του βγαίνει το site του Strange. Η διεύθυνση είναι strangepavlaegnarz.com Το Egnarz είναι το Strange ανάποδα, strangepavlaegnarz.com ή στο Google βάλτε περιοδικό Strange. Εκεί θα δείτε υπάρχει ένα e-shop και στο e-shop μέσα βιβλία και ο μυστικό πόλεμος. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιο να το παρακείλει από το αόρατο κολέγιο και να το έρθει κρυφά στο σπίτι του. Ε, στο βιβλίο λοιπόν μέσα εγώ, του Μυστικού Πολέμου μιλάω για, για το Μυστικό Πόλεμο και για τη σύγκρουση των ε, ε, δύο μεγάλων παρατάξεων που στην πραγματικότητα δημιουργούνται λόγω συνθέσεων τάσεων δεν είναι δηλαδή κάτι σαν δύο αδελφότητες ή δύο ε, ομάδες ή κάτι τέτοιο είναι δύο παρατάξεις οι οποίες δημιουργούνται εξαιτίας μιας σύνθεσης των τάσεων που υπάρχουν που οι τάσει αυτές Τελικά μαζεύονται από τη μία μπάντα και από την άλλη μπάντα και δημιουργούν αυτέ τι δύο παρατάξει, αν με τι κοιτάξει από ψηλά: Την φωτεινή θετική παράταξη και την σκοτεινή αρνητική παράταξη. Τη λέμε έτσι. Ε, μάλιστα, αυτέ οι παρατάξει δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον κόσμο μα εδώ και με αυτά που συμβαίνουν γύρω μα ή συνέβαιναν στο παλιό, γιατί ήταν διαχρονικό είναι αυτό ο μυστικό πόλεμο. Υπήρχε από πάντα και προφανώ θα υπάρχει πολύ ακόμα. Ε, έτσι λοιπόν ε, η, δεν αποτελείται μόνο από ανθρώπους δηλαδή τις παρατάξεις αλλά και από διάφορα άλλα όντα τα οποία ε, παίζουν σε αυτά. Όλα τα όντα όπου και αν υπάρχουν όντα σε άλλους κόσμους, σε άλλους πλανήτες, σε άλλες διαστάσεις, σε άλλα, όπως, όπως μπορεί να το σκεφτεί κανείς. Επίσης παίζουν στον μυστικό πόλεμο. Και επίσης παίζουν και ανώτερες δυνάμεις. Στην πραγματικότητα είναι μια, ένας κατοπτρισμός από πάνω προ τα κάτω, ό,τι είναι πάλι και κάτω, που έλεγε ο Ερμής, ο τρει μέγεθο. Δηλαδή, είναι μια σύγκρουση ανωτέρων δυνάμεων, η οποία, οποία όμω αντικατοπτρίζεται σε όλα τα κατώτερα επίπεδα επίση. Μάλιστα, φτάνει μέχρι και να σπούν μέχρι σε υποατομικό επίπεδο, να το πούμε. Ε, και έτσι λοιπόν είναι παντού. Και επειδή είναι παντού ο μυστικό πόλεμο, σαφώ είναι και μέσα σε αυτό που ο Φίλος, λανθασμένα κατά την άποψή μου ονόμασε ελληνικό χώρο τη αναζήτηση. Ε, καταρχάς ήδη απαντώ την ερώτησή του με το να του πω αυτό ότι δεν είναι σωστό να μιλάτε για τον χώρο της αναζήτησης ε, πρώτον διότι δεν σημαίνει τίποτα εγώ, εγώ μάλιστα θα το έκανα λίγο πιο νεοελληνικά και θα το έλεγα χώρο του τρεχαγύρευε να αναζήτηση σημαίνει τρεχαγύρευε αναζήτηση πιανού πράγματος. Αναζήτηση αναζητούν, αναζήτηση πούμε νύφι, γαμπρό να ζητούν το σκύλο του που τον χάσανε, αναζητούνε διαμέσμα, να ζητούν διαμέρισμα να νοικιάσουν. Τι σημαίνει ο χώρο τη αναζήτηση, τι αναζητούν. Είναι παπαριά δηλαδή αυτό, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν είναι σωστό λοιπόν και μόνο για αυτόν τον λόγο, που υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που δεν είναι σωστό. Έτσι λοιπόν, αυτό εδώ έχει βγει, είναι μια φράση την οποία, την οποία χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένοι κύκλοι στην Ελλάδα, δεν θέλω να μπω τώρα σε βαθύτερη συζήτηση για να μην πολυπλοκιάσουμε τη αυτή την έκφραση συγκεκριμένη κύκλη στην Ελλάδα και η έκφραση ολοκληρωμένα ήταν ο χώρος της εσωτερικής αναζήτησης ε, και κυρίως ενοούσανε οι κύκλοι αυτοί την ε, κατά κύριο λόγο ένα new age μια θεοσοφία καινούρια ας πούμε ε, και κατά κύριο λόγο στόχευε στην ανατολή δηλαδή από Ινδία μεριά είναι η αναζήτηση του μαθητή για δάσκαλο στην Ινδία να βρει τον κουρού του. Έτσι. Και έτσι λοιπόν από πίσω από αυτή τη φάση είναι η εσωτερική αναζήτηση και, το, ε, και ε, την εποχή που βγήκε αυτό το πράγμα εννοούσε αυτό. Τώρα, είναι διάφοροι ασχετίδες οι οποίοι το ξαναχρησιμοποίησαν στις μέρες μας για συγκεκριμένους λόγους ακριβώς στα πλαίσια του μυστικού πολέμου για να μπορέσουν να φτιάξουν κατά κάποιο τρόπο ένα καπέλωμα του χώρου αυτού. Γιατί ξέρετε τα πάντα μπορούν να κοντρολαριστούν ή να καπελωθούν χρησιμοποιώντας τις λέξεις. Εάν, εάν έχεις υπό τον έλεγχο σου τι λέξεις και πώς τις καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, έχει υπό τον έλεγχο σου τους ανθρώπους και του χώρους των ανθρώπων. Για αυτό το λόγο μάλιστα υπάρχει τόσο μεγάλη επιμονή με το political correct από αυτού που προσπαθούν να μα το επιβάλλουν στην ανθρωπότητα, από τη σκοτεινή αρνητική παράταξη δηλαδή, για το πώ θα πρέπει να μιλάμε. Ότι δεν πρέπει να λε αυτό, πρέπει να λε ΛΟΑΤΚΙ, πρέπει να λες έτσι. Δεν μπορεί να πει Μαύρο, πρέπει να πει αφρικαν American στην Αμερική. Και διάφορα τέτοια. Είναι τη ιδεία. Ε, ε, Κατηγορία, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ακριβώ επειδή υπάρχει αυτή η δύναμη στι λέξη Έτσι λοιπόν ο χώρο των ενδιαφερόντων μα. Είναι ο χώρος των μυστηρίων, είναι ο χώρος της αντικουλτούρας, είναι ο χώρος του counterculture, είναι ο χώρος της νεομυθολογίας, είναι ο χώρος των συγκεκριμένων ερευνών, μελετών και ενδιαφερόντων, τα οποία είναι πολλά. Είναι η ουφολογία, η συντομοσιολογία, η, η, η, η, είναι, η άγνωστη αρχαιολογία, η άγνωστη ιστορία... Ε, είναι η παραψυχολογία. Είναι... Έχουν το καθένα οι χώροι αυτοί Κρυ... έχουν τα ονόματά του. Κρυμένα... Δεν μπορεί να του βάλει κάτω από ένα γενικό πόλο και να πει είναι ο χώρο τη αναζήτηση. Ποια αναζήτηση, Καταρχά, το είναι υποτιμητικό. Ε, είναι σαν να λέμε υπάρχει η επίσημη καλή και σωστή γνώση και οι υπόλοιποι που ψάχνουν, αναζητούν. Τι αναζητούν. Εγώ όταν Όχι, βγαίνω και για και αναζήτηση. Έχουν ιδιαίτερη γνώση τα αυτά τα πράγματα έχουν τη γνώση του έχουν την, την ιστορία τους και δεν είναι κανένα συνεχές ψάξιμο ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε τι γίνεται και τα ψάχνουμε, κάτι τρέχει Ναι. καταλάβατε να. συγγνώμη Γιώργο, κάτι θέλεις να όχι, όχι, εγώ ξέρεις με το στυλ μου όταν βγαίνω η αναζήτηση ψάχνω από τον μπακάλι το μανάβι να δω τι πάρω ναι, ναι, ακριβώς αυτό δεν εννοώ ούτε εγώ <laughs> λοιπόν, πάρε μια ανάσα πάμε ένα διάλειμμα Α, περίμενε λίγο να προσθέσω πριν πάρω την ανάσα. Παρακαλώ. Ε, ένα ακόμα πράγμα σε αυτό που με ρωτάει ο φίλο. Ναι. Έτσι λοιπόν, όπω ακριβώ υπάρχει ο Μυστικό Πόλεμο, και όποιο ξέρει να τον βλέπει, δηλαδή όπως έχει διαβάσει, για παράδειγμα, το βιβλίο Ο Μυστικό Πόλεμο, και μπορεί μετά να το εφαρμόσει στην παρατήρησή του και να δει εκεί έξω και να πει: Α, αυτό που τα λέει αυτά, γιατί αυτό τα λέει, είναι τέτοιο. Εκείνο που τα λέει αυτά και, λέει, λέει, αυτά, και χρησιμοποιεί αυτέ τι λέξει και τα λέει έτσι, είναι τέτοιο κλπ. Ε, έτσι ακριβώ ο μυστικό πόλεμο αυτό γίνεται και στου χώρου του δικού μα. Εσύ, Γιώργο, το ξέρει πολύ καλά. Το έχει βιώσει ούτε εγώ, εννοείται. Το... Έτσι με στα χρόνια και το ξέρουμε πολύ καλά, με ονόματα, διευθύνσει, τηλέφωνα, λεπτομέρειε κλπ. Και πώ έχει διεξαχθεί μέχρι τώρα αυτό ο μυστικό πόλεμο. Και μάλιστα επικεντρωμένο πολλέ φορέ και σε πολλά θέματα. Στα οποία έχει γίνει μεγάλη σύγκρουση επιμυστικού πολέμου για τα θέματα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Το που το καθένα θέλει τη δική του συζήτηση στα πλαίσια του μυστικού πολέμου. Ε, αυτό που συμβαίνει κατά κύριο λόγο και αυτό που συμβαίνει γενικό στο μυστικό πόλεμο είναι η παράλλαξη, η παραλλαγή είναι μια πολύ συχνή μέθοδο στο μυστικό πόλεμο και από τις δύο παρατάξεις δηλαδή οι σκοτεινοί εμφανίζονται ως φωτεινοί και οι φωτεινοί εμφανίζονται ως σκοτεινοί όλες φορές είτε επειδή συμβαίνει μια προπαγάνδα που καταδεικνύει από τον σκοτεινόν που καταδεικνύει τους ω ως είτε διότι κάποιο σκοτεινό μεταμφιέζεται σε φωτεινό για να επηρεάσει τους φωτεινού με τη σκοτεινή προπαγάνδα. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχουμε πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι δηλώνουν ότι κινούνται με στους χώρους αυτούς ενώ στην πραγματικότητα δεν τους ενδιαφέρουν οι χώροι αυτοί, κάνουν άλλη δουλειά. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή για αυτό σε επόμενη φάση γιατί πρέπει να πούμε και διάφορα με το όνομα τους Παντελή το προτείνω. Να το κάνουμε, ε, Γιατί όχι. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ έχω γράψει ένα μικρό βιβλίο για το Μουσικό πόλεμο. Γιατί... το, το κάνετε από πετούλα. Έτσι. Εγώ τα ξέρω από τη δεκαετία του 80 όπως και εσύ. Λα και ε. μερικά είπα προχθέ το Βασίλη που μου έκανε την τιμή να με καλέσει. Και λοιπά. Λοιπόν, πάρε μια. Θέλω να σα. Θέλω ένα παράδειγμα. Περίμενε, Γιώργο. Παρακαλώ. Θέλω ένα παράδειγμα. Στο παρελθόν. Στο παρελθόν υπήρχαν στο. Δεν υπάρχουν πλέον, αλλά υπήρχαν στο Internet forums. Στου χώρου που κινούμαστε εμεί, Ιντερνετικά, όλοι οι νεαροί οι οποίοι ε, δραστηριοποιούνταν στο Ιντερνετ τότε ω geeks, α πούμε, ω nerds ναι. του Ιντερνετ, ναι. γιατί οι μεγαλύτεροι ασχολούνταν με τα βιβλία, με βιώματα, με ταξίδια, Σωστό. δεν καθόριζαν στο Ιντερνετ να συζητάνε ένα με τον άλλον, να λένε Χατζομάρε. Είναι μια γενιά πίσω, Ναι, σωστά. Ναι, λοιπόν, ε, υπήρχαν φόρουμ λοιπόν, που ήταν όλα τα πιτσιρίκια και κάνανε διάφορα. Αυτά δύο φόρουμ σε εκείνη την εποχή ήταν το εσωτέρικα και το μεταφυσικό και κάτι άλλο. Αν το, αν το θυμάστε όσοι το θυμάστε, ή αν, μπορείτε, αν έχουν αρχεία και μπορείτε αυτή τη στιγμή να μπείτε να δείτε τι κουβέντε, θα δείτε ότι ήταν φόρουμ τα οποία ήταν αφιερωμένα στην παραψυχολογία, στο μυστικιστικό, στο μεταφυσικό, στη συνωμοσιολογία, σε τέτοια ζητήματα. Mm. Και θα δείτε ότι οι πρωταγωνιστές στα φόρουμ αυτά ήταν εναντίον των ζητημάτων αυτών. Mm. Αν έβγαινε και έλεγε κάτι, σου λέγα, δεν ισχύει αυτό. Το πράγμα δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Δεν χρησιμοποιούσαν κανένα απολύτω γνωστό όνομα, δεν δέχονταν που ασχολείται σαν ειδικό με αυτά τα πράγματα. Ούτε αναφορέ στο έργο του κάνανε, μόνο του πληρώνανε κάτι. ή κάνανε συνεργασίε με περιοδικά, με τέτοια και με εκδόσει, και μόνο αυτού βάζανε σαν διαφήμιση κάτι τέτοιο. Αλλά στι κουβέντε επάνω ήταν σκεπτικιστέ, οι ληστέ, αριστερή κατεύθυνση μάλιστα, οι περισσότεροι κοινωνικοπολιτικά. Και ή Υπήρχαν οι εξαίρεσοι, κάποιοι το παίζουν αρχαιολάτρες ντάξει, λοιπόν, ντάξει, και Δεν έχω κανένα θέμα Προσέξτε, ενώ ήταν τα φόρμους αυτά, ήταν αφιερωμένα στα θέματα αυτά Και έτσι λοιπόν, μέσα από τα φόρμους αυτά, συκοφαντούσαν τα θέματα αυτά ε, Ακυρώνανε σκεπτικιστικά τα θέματα αυτά Ενώ δηλώνανε, η ταμπέλα τους έλεγε ότι εμείς από αυτά ασχολούμαστε Να λοιπόν, ένα κομμάτι του μυστικού πολέμου είναι αυτό που θα λέγαμε. παραπλανητικές πολλέ φορέ. Έτσι, είναι αυτό που θα Ή λέγαμε. Τούτου. Εν τούτου. Αντίστοιχα, βλέπετε, υπάρχει ένα άνθρωπο ο οποίος δηλώνει όλη την ημέρα και λέει: Εγώ είμαι στον χώρο αυτό κάνω εκείνο και γιατί μιλάει όλη μέρα. Όλη μέρα μιλάει για τον Πούτιν, για τον Ερντογάν, ναι. για τον ένα και δεν ασχολούνται με τα θέματα αυτά δηλαδή. Mm. Και όταν κάποια στιγμή πάει να μιλήσει για τα θέματα αυτά, λέει Αρνούμπε. Mm. Είναι ολοφάρμο, δεν ξέρει τίποτα. Επομένω. Τι δουλειά έχει λοιπόν αυτός, όχι. ένα παράδειγμα, φέρω ένα φανταστικό δικό μου, το σκαλφίζω το εγώ για να το, το καταδείξω. Κατευθείαν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ κάτι τρέχει ε, και έχει να κάνει με το μυστικό πόλεμο, με πρακτοριλίκια του μυστικού πόλεμου. Αυτό έλεγα. πήγαν από ότι είναι εν αγνία τους και γνώστους μερικοί για τα ξέρουν τα ονόματα πρακτοράκια Λιθείων. Λοιπόν, αντιλήψεων και καταστάσεων κλπ. Και Τώρα, ναι, τα Ναι, αυτά... μπορεί να μην είναι, πρόσεξε λίγο, αυτό μπορεί να είναι και υποκατάληψη πράγμα. Γιατί είπα ότι συμμετέχουν και ανώτερε δυνάμει στη σύγκρουση αυτή. Το δηλαδή αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι μια τέτοια περίπτωση να μην είναι ένα άνθρωπο ο οποίος, ε, είναι κατηλημένο από κάτι μπορεί να είναι. Το... Να, να, να μην είναι και καλά με, κάποιο, ε, με κάποια ατζέντα μυστική συμφωνημένη. Αφήνουμε το level αυτό, πάμε στο από κάτω, κατάλαβε. Ναι, και λοιπόν, έτσι. οπότε. Και στην φάση αυτή που με ρωτάει ο φίλο, είναι μια, ακόμα μια τέτοια φάση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί την κουφιαγή. Όταν βγάζω το βιβλίο μου, το πρώτο, η κουφιαγή του 1998-1997, ε, δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο θόρυβο γύρω από αυτά τα ζητήματα. Επηρεάζει, γίνεται τόσο μεγάλο best seller για πολλά χρόνια. Επηρεάζει τόσο πολύ. Η παραμικρή φράση που έχω μέσα στο βιβλίο έχει επηρεάσει ολόκληρε τάσει που ντιαρκούν μέχρι σήμερα. Κόπη κάτι βέβαια. Ε, και εκεί πάνω έπρεπε να γίνει κάποια παρέμβαση ναι, επειδή το μπούμπος να τα αφήσουν έτσι και έτσι λοιπόν στα πλαίσια αν δείτε την ανάρτηση μου αυτή, στα πλαίσια του μυστικού πολέμου έχει γίνει παρέμβαση πάνω σε αυτά τα πράγματα χρησιμοποιώντας το, το συγκεκριμένο άνθρωπο της συγκεκριμένη πέμψης και άλλους okay. έτσι λοιπόν με δυο λόγια είναι μια μεγάλη συζήτηση. Την οποία μπορούμε να την κάνουμε ονόματα, τηλεφωνή, τηλέφωνα, τα πάντα εννοείται. Έτσι, Απλώ δεν έχουμε το χρόνο. Τώρα να τα φύξω. Σε... Είναι... Θα κάνουμε ειδική εκπομπή για αυτό. Δεν είχαμε ο... χρόνο να πούμε για του ολτράτε. Θα, τους... θα τα πούμε μετά. Λοιπόν. Αυτού του τύπου, ναι. Ε, η σύνδεση παραμένει. Ε, Παίρνει μια ανάσα. Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Παντελή Γιάννου Λάκη. Από, από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Ακριβώ. Είμαστε εδώ, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα, στι 10 το βράδυ, έτσι και σήμερα, live με τις συχνότητες μας από το Radio internet ε, ε, Albino 14. in will find in your soul. On the hill, we will run in the field. Far away from the bridges that they build, we are chasing what is real We head north for the tower, we see a few 4 τελιακό Μυστικός Διαστημικός Σταθμός Κάθε τρίτη συνδεόμεθα Με το Διαστημικό Σταθμό Και τον Παντελή Το Γιαννουλάκη Σήμερα κάνουμε έτσι και μια συζήτηση Με τους φίλους μας Είμαστε εδώ 18 πήγε ο Οκτώβριο. Η πρώτα σήμου λοιπόν Μια και συζητάμε αυτά που συζητάμε Αγαπητοί φίλοι ε, Μπαίνουμε στη γιορτινή περίοδο σε, Από τώρα και δύο μήνες Αν το λέω συνεχώς Τους φίλους και συνεργάτες του σταθμού Που έχουν και βιβλιογραφία Όπως είναι και ο Παντελής Αντί να πάρετε Διάφορα τσουρέκια Και διάφορα άλλα πράγματα Και γλυκά Να παραγγείλετε βιβλία Τα οποία παραμένουν Μπορεί να κάνετε δώρο Και στηρίζετε έτσι και τους Φίλους συγγραφείς Και συνεργάτες του σταθμού Λοιπόν Παντελή με ακούς Ναι Ωραία. Σε λαμβάνω... Γιώργο, από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν... Ε... Βρισκόμαστε σε μια ειδική εκπομπή, την οποία κάνουμε κάθε τόσο, κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, δεχόμαστε και ερωτήσει από τους ακροατές. Έχουν έρθει και άλλες, θα σας θέσω τώρα. Και <coughs> είμαστε λοιπόν σε αυτή την ειδική εκπομπή, μια συζήτηση εξάνωθεν. Ωραία. Η φίλη μου η Δώρα από τη Λυκόβρισή της Αττικής. Μα πάει σε ένα άλλο θέμα τώρα για τα γέννη του Ισόδου. Mm -hmm. Εσύ είσαι καλό και σε αυτό. Την yeah. αρχαιολογική γραμματεία. Και λέει, αν μπορεί να εξηγήσει τώρα τα πέντε ήδη τη γέννηση του Ισόδου, και αν έτσι ξεκίνησε η δημιουργία όπω γράφει ο Ισιώδος, Έχω διαβάσει, λέει επίση ότι η δημιουργία εξ αρχή έγινε από τον Αποστάτη Θεό. Και ποιο ήταν αυτό. Ρωτάει. Γι' αυτό τα ταλαιπωρούμεθα με νέες ενσαρκώσεις και δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει αυτός ο φάβλος κύκλος γιατί όλοι οι θεοί είναι μέσα στο matrix λέει η φίλη μας και μας ευχαριστεί για την εκπομπή που κάνουμε σήμερα και εμείς την ευχαριστούμε που μας ακούει και για τη συμμετοχή της Τι απαντάς τώρα είναι ένα Μπερθεγουέι, Ισίωδος, τα πέντε γέννη και ότι όλα αυτά είναι ένα matrix Ναι ε, Κοίταξε να δεις, η φίλη μας που το ρωτάει αυτό, όπως και άλλοι ε, φίλοι μας, έχει κάνει μερικά βήματα, παραπλεύρος, σαν να λέμε παραστράτησε, από την κεντρική λεωφόρο. Υπάρχει μια κεντρική λεωφόρος ναι. και υπάρχει ας πούμε και αυτή η, η προτροπή του πιθαγόρα που λέει λεωφόρους μη βαδίζει. Ε, μη πηγαίνει δηλαδή εκεί που είναι οι πολλοί. Πήγαινε εσύ από τους ε, παράδρομους. Να μάθει πράγματα που δεν ξέρουν οι άλλοι στη λεωφόρο. Άρα μην πας λοιπόν, με τη μάζα θέλει να πει και το πλήθος. Ναι. Αυτό ακριβώς. θέλει να πει. Αυτό θέλει να πει. Λοιπόν, οπότε η φίλη μας λοιπόν έχει κάνει μερικά βήματα πιο πέρα από τη λεωφόρο. Τα βήματα αυτά τα οποία έχει κάνει δεν τα έχει κάνει στον αέρα, τα έχει κάνει σε ένα δρομάκι το οποίο είναι ε, παραπλεύρο τη λεωφόρου αυτής. Ε, Επομένω. Ας μην επιστρέφει πίσω στη Λεωφόρο και κάνει τι ερωτήσει αυτές η προτροπή μου, η δική μου όχι το πιθάγορα, η δική μου είναι ότι αυτό το οποίο έχει ε, περπατήσει είναι τρία βήματα και καθώς περπατούσες αυτά τα τρία βήματα κάτι άκουσες σε αυτόν τον δρόμο και εσύ γύρισες πίσω στη Λεωφόρο και λες αυτά που άκουσες στα τρία βήματα ενώ θα έπρεπε κανονικά να ακολουθήσεις το δρομάτι αυτό να δεις που πάει δεν δεν κάνει τρία βήματα, αλλά τρία εκατομμύρια βήματα. Ναι. Γιατί πάει μακριά το μονοπάτι αυτό. Mm -hmm. Και εκεί υπάρχουν όλες οι σωστέ γνώσεις και οι σωστέ απαντήσεις για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν το συμφωνώ εγώ με αυτό. Ότι ακούμε μια τάκα από εδώ, διαβάσαμε ένα, μια παράγραφο από εκεί, ακούσαμε με κάτι άλλο από εδώ, φτιάξουμε με αυτά ένα μόρφωμα δικό μας στην ουσία και μετά το μεταφέρουμε στους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι δεν μα ενδιαφέρει τόσο πολύ, διότι αν μα ενδιαφέρεται. Παράδειγμα, ρωτάω εγώ, ποια είναι η πρωτεύουσα τη Γαλλία. Είναι απαράδεκτη η ερώτηση αυτή, διότι αν με ενδιαφέρεται ποια είναι η πρωτεύουσα τη Γαλλία, θα το ήξερα ήδη. Ναι. Είναι δύσκολο να το μάθω. Ναι, σωστό. Έτσι δεν είναι. Ε, λίγο χαζό το παράδειγμά μου, αλλά. Ναι, ναι, ε, για να γίνει το, κατανοητό, ναι. Το λέω έτσι για να γίνει κατανοητό καλύτερα αυτό που είπα προηγουμένω. Λοιπόν, δεν έχουν σχέση αυτά τα πράγματα μεταξύ του. Δεν ξέρουμε καν. Τι εννοούσε ο Ισίωδο. Ο Ισίωδο τα γράφει αυτά σε μισή σελίδα ε, και δεν έχουμε ούτε την αντιληπτικότητα τη αρχαία εποχή, ούτε τι γνώσει που είχε ο Ισίωδο που, που τα έγραφε αυτά. Δεν μπορούσε ο Ισίωδο δηλαδή για κάθε φράση που έγραφε να έγραφε και το background τη γνώση που είχε από πίσω για αυτή τη φράση. Ναι. Επομένω, τα απίθινε στου αντίστοιχου ανθρώπου, οι οποίοι τα έχουν ερευνήσει επίση. Δεν, δεν του έκανε διδασκαλία δηλαδή με αυτά σε κάποιου, αλλά τα ανέφερε για το παρακάτω σε ανθρώπου που ήδη είχαν ερευνήσει αυτά τα ζητήματα, κατά την άποψή μου, και δεν έχουμε και την αντιληπτικότητα και το τι εννοούσε ακριβώ πριν από 3.000 χρόνια ο Ισίοδο. Εδώ σκεφτείτε ότι πηγαίνει, α πούμε, σε ένα χωριό στη Λάρισα και άμα λάχει, μιλάνε μια διάλεκτο, την οποία δεν μπορείς να παρακολουθήσεις ακριβώς ακριβώ τι λένε. Άμα φύγει από εδώ και πα, α πούμε, στο. Λίγο παραπάνω σε μια άλλη χώρα, καταλαβαίνει καν τι λέει. Μιλάνε άλλη γλώσσα. Αν φύγει πίσω στον χρόνο, εδώ που είμαστε στην Ελλάδα, φύγει πίσω στον χρόνο 50 χρόνια, 100 χρόνια, θα δει ότι οι άνθρωποι έχουν τελείω άλλε αντιλήψει, τελείω άλλα πράγματα σε εξωγήινο. Άμα μπορούσε να ήσουν χρονοταξιδιώτη, θα ήσουν εξωγήινο. Κανονικά δεν θα τίποτα. Γιατί θα βρισκόταν σε τελείω διαφορετικό αντιληπτικό περιβάλλον, ακόμα και αν πηγαίνει 50 χρόνια πίσω. Για παράδειγμα, 50 χρόνια πίσω, ο άνθρωπο 40 χρονών θεωρούνταν γέρο. Ναι. Θα έλεγα ένα παράδειγμα τώρα που μου ήρθε. Άμα δείτε φωτογραφίες των Ελλήνων πως ήταν το 1920 θα νομίζετε ότι είναι Πακιστανοί. Ναι, ναι. Ενώ δεν είμαστε πλέον έτσι. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ε, φαντάσου τώρα, τρεις χρόνια πίσω. Δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι ακριβώς εννοεί ο Ισίωδος και ο κάθε Ισίωδος. Αυτό που έχει συμβεί όμως, είναι το εξή. Ότι αυτά τα πράγματα του Ισίωδου τα έχουν μελετήσει πολύ πριν από εμά άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει όλη τη βόλτα στο μονοπάτι και έχουν γράψει βιβλία, μελέτε, έχουν καταθέσει τι ερευνέ του. Αυτά έχουν δημιουργήσει ένα έκο, ένα σπασμένο τηλέφωνο, α το πούμε έτσι, το οποίο έφτασε μέχρι σε εμά και ακούμε έναν αντίλαλο. Μόλι πάμε τρία βήματα από τον αντίλαλο που έχουν δημιουργήσει αυτέ οι μελέτε, οι οποίε δεν προέρχονται από τον Ισίοδο αλλά από του αλλά από πολύ πιο σύγχρονου, ψαγμένους, μελετητές του Ισιώδου και άλλων τέτοιων γραπτών παλαιών. Για να σου φέρω ένα παράδειγμα. Και ποτέ κανεί δηλαδή, δεν ήξερε τι θέλει να πει ο ποιητής όταν τα γράφε τότε. Είναι σίγουρο ναι, αυτό. Πρώτα, να φέρω συγκεκριμένα ονόματα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Πρώτα δηλαδή διάβασε ο Γκράχαμ Χάνκοκ τον Ισίωδο και έβγαλε την ερμηνεία αυτή για το τι μπορεί να παίζει με αυτά τα πέντε γέννης. Και έκανε τέτοια φασαρία αυτό που έκανε ο Χάνκοκ, που έφτασε εσύ σήμερα στο σημείο να ξέρει για τον Ισίοδο ότι τα λέει. Δεν ξέρω να με παρακολουθείτε δεν λέω. Έτσι. Ταυτόχρονα, ακριβώ επειδή έχ, τα έχει χωρί να το ξέρει, είναι αντίλαλο του Γκράχαμ Χάνκοκ, μαζί με αυτό που λέει ο Ισίοδο που εσύ το παίρνει σαν Ισίοδο, παίρνει και την ερμηνεία που του έχει δώσει ο Γκράχαμ Χάνκοκ. Που είναι αυτά τα οποία σκέφτεσαι, που γι' αυτόν τον λόγο κάνει την ερώτηση. Αυτά τα πράγματα όμω, έπεινα και εσύ, φίλοι μα, δεν τα λέει ο Ισίοδο. Τα, τα, τα λε εσύ. Αν πάρουμε το κείμενο του Ισίοδου, δεν λέει αυτά που νομίζει ότι λέει. Λέει άλλα πράγματα για τα, για τα πέντε γένια αυτά. Έτσι λοιπόν. Το θέμα λοιπόν εδώ, αν το πάρουμε λοιπόν από τη μεριά ανθρώπων όπω ο Κράχαμ Χάνκοκ και άλλοι που τα έχουν δημιουργήσει αυτά, και άλλοι τέτοια έφεραν ένα όνομα εγώ χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει ασχοληθεί με τον Ισίοδο και με το συγκεκριμένο απόσπασμα. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Είναι το θέμα ότι έχει γίνει κάποια γενετική παρέμβαση στους ανθρώπους και αρχίζουν να βγάζουν τύπους ανθρώπων οι οποίοι αποτύχαινε ο ένας τύπος, τον αποσύρανε, βγάζαν τον άλλο τύπο και upgrade έχει την έννοια του upgrade αυτά τα γεντουσιόδου mm -hmm. Το upgrade τώρα αυτό όμως, παρόλο που ξεκινάει με την πρόθεση του upgrade, του upgrade κακοφορμίζει με αποτέλεσμα τα προηγούμενα upgrade είναι καλύτερα από τα επόμενα και άλλα τέτοια καταλαβαίνετε και έχει να κάνει με τις θεωρήσεις αυτές με γενετικές παρεμβάσεις που έγιναν από εξωγενείς παράγοντες από τους λεγόμενους θεούς που στους χώρους αυτούς και στα, στα μονοπάτια αυτά τους βλέπουν σαν εξωγήινες δυνάμεις οι οποίες ήρθαν εδώ πέρα και έτσι λοιπόν γίνεται η κουβέντα αυτή δεν λέει τέτοια πράγματα όμως ο Ισίωδος. αυτό είναι η ερμηνεία που έχουν δώσει οι δάσκαλοι σε αυτά που λέει ο Ισίωδος, αλλά και έτσι. Μέσω αυτών των δασκάλων μα και αυτών που λέγανε, έγινε και διάσημο αυτό που λέει ο Ισίωδο. Αλλιώ θα ήταν χαμένο κάπου στην ελληνική γραμματεία. Δεν έχει σημασία κανένα. Αυτοί δηλαδή βάλαν το φάρο και είπαν, Ωπ, εδώ κάτι λέει αυτό. Κάτι τρέχει εδώ. Και το ξέρετε. Αν δεν το κάναν αυτοί, δεν θα το συζητούσαμε σήμερα. Δεν θα το είχατε διαβάσει τον Ισίωδο από μόνοι σα. Και αν το διαβάζετε δεν του σημασία. Έτσι λοιπόν παίζει με αυτή τη φάση. Τώρα, μας... όσον αφορά αυτό που λέει τον. Πώς το, πώς το είπε το δημιουργό, τον αποσχιστέλτα, πώ τον, τον ανέφερε. Πω, αυτό εδώ πισώ. είναι μια γνωστική πεποίηση Είναι μια πεποίθηση των γνωστικών των λεγόμενων Gnostics στα αγγλικά και Ποιος ήταν λέει ο Αποστάτης Θεός κατάλαβες Ναι ο Αποστάτης Θεός Λοιπόν αυτό τον ονομάζουμε Yalda Baof. Και είναι η γνωστική θρησκευτική θεώρηση των πραγμάτων Ότι τον κόσμο εδώ που ζούμε δεν τον δημιούργησε ο θεό που έχει δημιουργήσει το υπόλοιπο σύμπαν και το υπόλοιπη πλάση, αλλά το δημιούργησε ένας, ε, αντιγραφέα ε, το λένε, ένας αντιγραφέας του. Κακός αντιγραφέας και για αυτόν τον λόγο αυτός ο κόσμος είναι τόσο ατελής. Είναι τόσο, έχει τόσα προβλήματα, υπάρχει το κακό, υπάρχει το ένα, η φθορά, ξέρω εγώ και και ότι στην πραγματικότητα είναι ένα αντιγραφή ενό ανώτερου πνευματικού κόσμου, και εμείς έχουμε παγιδευτεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο της ύλη και της δημιουργίας αυτού του γιαλνταμπάωθ. Αυτό και πολλά άλλα παρόμοια είναι ακριβώς οι πεπιθύσεις των γνωστικών. Τώρα, με τον ίδιο τρόπο, επειδή πολλοί έχουν μελετήσει τις πεπιθύσεις των γνωστικών, τις έχουν συμπεριλάβει στις πεπιθύσεις τους στο new age, με αποτέλεσμα αυτό που είπα τώρα, να ακούγεται στα τρία βήματα του μονοπατιού, σαν έκο. Και να νομίζουν οι άνθρωποι ότι αυτό το πράγμα είναι μια γενικότερη γνώση που αξίζει συζήτηση και τα λοιπά, ενώ είναι απλώς οι υπεπισύσεις ενός αρχαίου κάλπ που λεγόταν γνωστική. Μια μιας αρχαίας αίρεσης που το πιστεύανε πιστεύαν αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο στοιχείο για αυτό το πράγμα, έχουμε μόνο τις διηγήσεις Ήταν μυστικητές και το έχουν έτσι. Επειδή όμω ταιριάζει και με άλλα πράγματα και στο New Age αυτά ξέρει, έχουν επαντρευτεί με Ανατολική φιλοσοφία, κάρμα, με τι αρκώσει, βάλα και το Matex τώρα που τη βλέπει την κουβέντα, ναι. ε, το πράγμα μπερδεύεται πολύ και δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Αν θέλει στα αλήθεια να βγάλει άκρη, φίλοι μα ή όσοι με ακούτε, θα πρέπει να κάνει περισσότερα βήματα στο μονοπάτι και όχι να γυρνάς να πίνει φραπέ στη λεωφόρο πίσω και να τα συζητά. Okay, Αυτή be. είναι η απάντησή μου. Πάμε ένα διάλειμμα, πάμε ερωτήσεις ερωτήσει κλπ. Αγαπητοί φίλοι, να παίρνουμε μια ανάσα. Εκπέμπουμε τη μουσική μα, την τζή κάνει η συγκυβερνήτρια, από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό για του φίλου μα εκεί έξω. Είναι ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, είναι ο Παντελής Γιαννουλάκη. Σήμερα κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή συζήτηση με τον Γιώργο Καρποδίνη και με ανθρώπου που μα έχουν καταθέσει ερωτήσει για να μα δώσουν την πρόφαση να συζητήσουμε για διάφορα ενδιαφέροντα και παράξενα ε, πράγματα. Ε, θέλω να πω ότι το ε, κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα... είναι το «Love is still alive» και είναι ένα από τα νέα κομμάτια των «Libach», ενός πολύ θρηλυκού και τυπωσιακού ε, συγκριτήματος... το οποίο εμείς εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό τους αγαπάμε πολύ... Ε, και είναι ένα από τα καινούργια κομμάτια τους... Ε, το οποίο θα παίξουν και live αρχίζουν ένα καινούριο tour το οποίο ονομάζουν The Coming Race Tour το Coming Race θα θυμίζω είναι ο τίτλος του βιβλίου του Lord Edward Έντου Lytton που μιλάει για του βρύλ. και οι live ονομάζουν το καινούριο tour τους των, των συναυλιών τους The Coming Race Tour στα πλαίσια λοιπόν του Coming Race Tour ένα από τα καινούργια τους κομμάτια είναι το Love is Still Alive και αναφέρεται το ότι έχει καταστραφεί η γη και ταξιδεύουμε για τον Άρη. Και τα πάντα έχουν χαθεί, αλλά love is still alive. Η αγάπη είναι ακόμα ζωντανή. Σε όλους εσάς, από το μυστικό διαστημικό στάθμο. Και για να μην το ξεχάσω μια και είπες όλοι αυτοί. Μετά την... το κομμάτι το λες. μετά oh, oh, oh, oh. Τώρα έκανα πρόλογο για το κομμάτι, για να ακουστείτε το κομμάτι το είπα εγώ. Φύγαμε. Φύγαμε. και σήμερα τρίτη τη νύχτα στις 10 όπως κάθε τρίτη τη νύχτα εκπέμπουμε τις συχνότητε μας εκεί κάτω α, εξάνωθεν α, και ακούγονται σε εσά και μεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14 Είμαστε εδώ με μια ειδική εκπομπή σήμερα που το κάνουμε κάθε τόσο και κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση με τον Αλμπίντο 14 και δεχόμαστε και ερωτήσεις Κάποιε ερωτήσει από του οκράβατέ μα για να μα εμπνεύσουν να λέμε πράγματα. Αν σα φάνηκε περίεργο αυτό που είπα προηγουμένω, Γιώργο, με λαμβάνει. Απολύτω. Ακούω κάτι. Ξέρει, όσο ο ανθρώπινο πολιτισμό όπω φαίνεται και οι τεχνολογίε εξελίσσονται, τόσο η ανθρώπινη νοημοσύνη πέφτει, φίλε. Διάβασα τι προάλλε μια σχετική δημοσίευση, μου το δείχνει εδώ τώρα η, η συγκοινωνήτριά μου στο control μα στην οθόνη. Διάβαζα τη πράσεις μια σχετική δημοσίευση που παρακολουθώ αυτό το περιοδικό, γιατί έχει πολλά περίεργα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Ε, είναι ένα περιοδικό γενετικής. Είναι το πιο γνωστό περιοδικό γενετικής, επιστημονικό περιοδικό, που λέγεται Trends in Genetics, οι τάσεις στη γενετική. Ε, ε, και τη δημοσίευση την κάνει ο πολύ γνωστός γενετιστής, ο δόκτρο Γεραλτ και η ομάδα του, είναι καθηγητή τη Αναπτυξιακή Βιολογία, Γιώργο, στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Και λέει λοιπόν αυτό ότι οι έρευνε του έχουν δείξει ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη ανα... αναπτύχθηκε από του προϊστορικούς προγόνου μα, λέει πριν από τόσε χρόνια κλπ. Για να μην πολύ λόγο. προφανώ λέει λόγω εξελικτική πίεση και ανάγκη διαρκή μεταβολή προσαρμογή σε φυσικά περιβάλλοντα και καιρικέ συνθήκε και εχθρού και ξέρω που άλλαζαν. Και ο ίδιο υποστηρίζει ότι οι έρευνε του έδειξαν πω οι άνθρωποι έφτασαν, λέει, στο διανοητικό αποκορύφωμά του πριν από περίπου 2 με 3 χρόνια, από σήμερα. Και από τότε, λέει, δηλαδή περίπου για τη φάση που λέγαμε τώρα με τον Ισίο ε, και από τότε υπάρχει μια, λέει, σαφή αργή πτωτική τάση στι νοητικέ μα ικανότητε. Και γι' αυτό, λέει, ευθύνεται κυρίω η εξελισσόμενη συνεχώ εδώ και αιώνε τεχνολογία και οι συνεχώ εξελιτισσόμενες ανέσεις της ζωής. Και λέει χαρακτηριστικά, και γι' αυτό σας το λέω όλα αυτά, για να σας διαβάσω αυτό που λέει, «Θα στοιχημάτιζα πω αν ένας μέσος πολίτης της αρχαίας Αθήνας εμφανιζόταν ξαφνικά ανάμεσά μας, τότε θα ήταν σήμερα ανάμεσα στα πιο έξυπνα μυαλά όλου του κόσμου, έχοντας εξαιρετικά πολύ καλή μνήμη, ιδιαίτερα μεγάλη ικανότητα επεξεργασίας, φιλοσοφίας Πολλέ ικανότητε άλλε, έμπνευση, μια ευρύτατη γκάμα ιδεών και μια ξεκάθαρη άποψη για όλα τα σημαντικά ζητήματα. Υποστηρίζει ο αναπτυξιακό βιολόγο που έχει την έδρα τη αναπτυξιακή βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ για έναν μέσο πολίτη τη αρχαία Αθήνα. Και θεωρεί μάλιστα ότι σε 3.000 χρόνια από σήμερα, αν υπάρχει γη, περίπου σε 120 γενιέ δηλαδή, αν επιβιώσει η ανθρωπότητα, όλοι οι άνθρωποι θα έχουν υποστεί τουλάχιστον άλλε σημαντικές γενετικές μεταλλάξεις και θα είναι πλέον τελικά πάρα πολύ περιορισμένης νοημοσύνης. Ω, πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, έχει έρθει μία ερωτησούλα από ένα φίλο τον Νικό από το Χολαργό ο οποίος ρωτάει τον Παντελίτο Γιαννουλάκη τι ξέρει για το Twin Peaks και David. το Twin Peaks στη σειρά, τη τηλεοπτική του David Lynch, David Lynch Λοιπόν Ή, Όχι τι ναι. ξέρεις, συγνώμη τι νομίζει, δηλαδή πια είναι η άποψή σου Ναι ε, Είμαι μεγάλος φαν και είσαι κυβερνήτερα εδώ δίπλα μου χαμογελάει ε, είμαι μεγάλος φαν τη, του, του, και του David Lynch γενικώς όλων των δημιουργιών του David Lynch και μεγάλος φαν και του Twin Peaks το θεωρώ μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, είναι top 5 ε, αν θε, φίλου που δεν την έχουν δει ή δεν τη θυμούνται, ε, πολύ γρήγορα θύμισε το σενάριο, δηλαδή την, την, την όλη κατάσταση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τόσο περίτεχνο και τόσο περίεργη η σειρά, που δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα πρέπει κάποιο να το ψάξει μόνο του. Twin Peaks, δίδυμε κορυφέ. Twin Peaks. Σειρά του Ντέβιτ Λίντ. Εμφανίστηκε η πρώτη σεζόν τη σειρά στι αρχέ τη δεκαετία του 90 και δεν μπορούμε να κάνουμε και spoiler. Μάλιστα. Όπω συμβαίνει με τι σειρέ. Mm -hmm. Λοιπόν, εμφανίστηκε στην αρχή τη δεκαετία του 1990 και γύρω στο 1991. Έγινε σάλλο, άλλαξε όλη την ιστορία των τηλεοπτικών σειρών. Τελείω το σκηνικό. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το Twin Peaks, δεν θα ήταν οι τηλεοπτικέ σειρέ πλέον σήμερα όπω είναι. Πάρα πολλέ σειρέ, δηλαδή, άλλε, αμέτρητε άλλε, δεν θα είχαν κυριστεί γιατί την έμπνευση και την αλλαγή την μεγάλη την έκανε το Twin Peaks του Ντέβιντ Λίντ. Mm -hmm. ε, άφησε ένα μεγάλο κενό. Και επέστρεψε μετά από πάρα πολλά χρόνια, πρόσφατα και παρουσίασε πριν από μερικά χρόνια, τώρα, τη το δεκαετία του 2010, μια δεύτερη σεζόν εμφάνισε ο David Lynch, η οποία μάλιστα κατά την άποψή μα είναι ακόμη καλύτερη από την πρώτη και πιο καταπληκτική. Ξέρουμε τα πάντα για το Twin Peaks, τα έχω μελετήσει όλα. Έχω βιβλία που μιλάνε για τα μυστικά του Twin Peaks από τους του δημιουργού του. Την έχω δει πολλές φορές, έχω συζητήσει με αμέτρητους ανθρώπους πάνω σε κάθε επεισόδιο. Ξέρω τα πάντα για το Twin Peaks, δεν μπορώ να τα μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι η πιο, να το πούμε έτσι, να το πούμε έτσι με την δικιά μας σλανκ, ε, με τη δικιά μας αργό. Είναι η πιο καρφωμένη τηλεοπτική σειρά που υπάρχει. Ε, όλο ο μυστικό πόλεμος φαίνεται μέσα Twin Peaks, είναι ανακτικές πραγματικότητες, ένα σωρό μυστικιστικά ζητήματα, ένα σωρό ζητήματα που έχουν να κάνουν με εναλλακτικές πραγματικότητες, με αυξημένες καταστάσεις συνείδησης, παρουσιασμένα με τρόπο του λεγόμενου μαγικού ρεαλισμού, ακόμα και του ρεαλισμού, και βγαίνουν μέσα από το ότι καταπληκτικά μυστικά, τα οποία εκπέμπονται υπό τη μορφή τηλεοπτικής σειρά και έχουν επηρεάσει στο παρασκήνιο Πολύ μεγάλο μέρος του μυστικιστικού underground Ξέρεις... και είναι μια σειρά πολύ καρφωμένη που αξίζει κάποιος να προσπαθήσει να την αποκωδικοποιήσει πέρα τη γοητεία που έχει. Αυτά έχω να πω. Ξέρεις που το καλό τελευταία βλέπω, είδα στην r αν δεν κάνω λάθο πρόσφατα, είχαν σειρά πάρα πολύ καλά γυρισμένη ε, τη εποχή. Το Blue Book, το μπλε βιβλίο. Άλε Χάινεκ, ναι. μέσα Τον κλπ. Το παρακολουθήσαμε με πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα εξοργιστήκαμε όλοι που το κόψανε. Ε, έπεσε, Συρβί. Στο Channel ήταν η παραγωγή, το project Blue Book. Κάθε επεισόδιο βασίζονταν σε αληθινά περιστατικά που είχε διερευνήσει ο Άλαν Χάινεκ. Και ήταν αρκετά, αρκετά πιστό, μπορώ να πω. Και μάλιστα έκανε και αποκαλύψει με ονόματα μάλιστα. Και γι' αυτό ίσω και το κόψανε. Ήταν δηλαδή... πολύ καλή σειρά. Ναι. Και όπως και μία άλλη πρόσφατα που είδα που αναφέρεται στον πόλεμο που έγινε για το Free Energy Tesla Edison, Εποχή 1890 και 1900 αρχές δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο καταπληκτική πάνε yeah. κάπου να κάνουν κάτι δεν ξέρω αν ευνοεί η εποχή αλλά εγώ είμαι αισιόδοξο ότι έρχονται καινούρια κολπά ωραία και τα λοιπά Λοιπόν Πάντως φίλε το Twin Peaks εγκεκριμένα ναι. Ο μυστικός πόλεμος είναι φανερότατος Έτσι Και δείχνει μάλιστα το Twin Peaks επανειλημμένος Το πώ μα χειρίζονται Ανώτερες δυνάμεις Σαν γάντια Δε και μας φοράνε σαν ένα γάντι Και λειτουργούν μέσα από εμά. Ακρινώς Κατάλαμπες υπάρχει μια δύναμη δηλαδή Που φορά, φοράει εντός σαν γάντι έναν άνθρωπο Τον βάζει να κάνει διάφορα Και μετά τον βουγάζει Έτσι δεν θυμάμαι... θυμάται τι έγινε και ξέρω εγώ ε, κι άλλα τέτοια πολλά. Θυμάμαι και μια δήλωσή σου πρόσφατα του Βασίλ τον Παντίδη και δεν νοώ την προηγούμενη εκπομπή το προηγούμενο Σάββατο πιο... την Άνοιξη πριν κλείσει για καλοκαίρι που είχε πει γιατί όλα αυτά που, και αυτά που λέμε και τώρα παλιότερα και μέχρι πρόσφατα θεωρούνται συνωμοσιολογία. Ναι. Και πλέον έχει πάψει γιατί βλέπουμε γεγονότα οι ψαγμένοι και οι έχοντε αντίληψη κλπ. Πλέον. Άρα, ποια είναι ο Εδώ και πολλά χρόνια Έτσι. οτιδήποτε συζητούσαμε παλαιότερα στα πλαίσια τη νομοσυλλογία, εδώ Έτσι. και πολλά χρόνια, ναι. είναι πλέον στα δελτία ειδήσεων. Πολλά χρόνια τώρα. Ακριβώ. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι ακόμα και ο τελευταίο άσχετο τα μαθαίνει πλέον σε επίπεδο δελτία ειδήσεων. Αλλά συμβαίνει εδώ και χρόνια πολλά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ναι. ε, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Γαλάνης, σου στέλνει τις καλησπέρας και την Ελπέ. αγάπη του και λέει το εξής, έχει δύο θεματάκια σε ένα. Είδε ένα ωραίο βιντεάκι, λέει Μικρού Μήκους, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και αναφέρεται στο θρύλο που υπάρχει σχετικά με την οδό της Μαύρης Πέτρας στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχεις κάτι επαφτού Γιατί έχει λέει διαβάσει Τη σχετική ιστορία στο βιβλίο Μεγαπολισσόμανση Και θέλει να ρωτήσει τον Παντελή Αν έχει αντίστοιχο βίωμα Εμπειρία μεταφυσικό επίπεδο Και λοιπά Ή ό,τι άλλο έχεις να τοποθετήσει. Ναι. Και αν Εάν Λυπό... υπάρχει περίπτωση Να επανεκδοθούν Τα βιβλία που αφορούν την κούφια γη Κάποια στιγμή αυτή είναι η ερώτηση Ναι Καταρχήνω να αρχίσουν το δεύτερο σκέλος ναι. ότι τα δύο μου βιβλία για την κούφιαγι, το mm. κούφιαγι που βγήκε το 1997 και το είσοδος στην Κούφιαγή που βγήκε το 2004 ε, είναι εξαντλημένα εδώ και πάρα πολύ καιρό και ε, ε, γίνεται μια συζήτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο αόρατο κολέγιο να γίνει μια προσπάθεια επανέκδοσης τους ελπίζω σχετικά σύντομα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι να πω σε σχέση με αυτό Okay. Αλλά ελπίζω σχετικά σύντομα να μπορέσουμε να τα επανεκδώσουμε και να γίνουν πάλι διαθέσιμα μέσω του αυρά του Κολεγίου. Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε πάμε... καινούριο design, καινούργια εξώφυλλα κλπ. Και πάμε στο στυλ με και μαύρη πέτρα, το οποίο ναι. είναι λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Η ιστορία είναι απλή. Είναι ναι. το εξή. Είναι ο μεγαλύτερο αστικό φρύλο Urban Legend, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η ιστορία με την οδό Μαύρη Πέτρα, η βρίσκεται στενάκι ανεβαίνοντας στην οδό Ακροπόλεως, δηλαδή ανεβαίνοντας στην άνω πόλη τη Θεσσαλονίκης. Αυτό, το Urban Legend, έχω τη χαρά να προέρχεται από ένα διήγημά μου. Δηλαδή, είναι ένα διήγημα του φανταστικού, φανταστικής λογοτεχνίας που έχω γράψει, που λέγεται «Πέρα από τα βάθη της νύχτας» και το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο μου «Ιστορίες που δεν διηγήθηκε ποτέ κανείς». Είναι μια συλλογή διηγημάτων και υπήρχε για πρώτη φορά και βγήκε εκεί. Και μετά το είχα συμπεριλάβει εγώ στο Μεγκαπολυσόμανση Τα Μυστήρια των Πόλεων, ένα άλλο βιβλίο που έχει προκαλέσει αμέτρητες καταστάσεις όπως ακριβώς και τα Κούφιαγη ε, όπου εκεί παρουσιάζω την στη Μαγία, όπως την έχω ονομάσει εγώ ε, και ξεκινάει το βιβλίο με δύο μικρά διηγήματα. Το πρώτο δίηγημα είναι πάλι αυτό το επανεκδίδο, δηλαδή εκεί ε, πέρα από τα βάθη της νύχτας. Είναι μια ε, Υποτιθέμενη εμπειρία μου είναι φανταστικό το διήγημα. Απλώ είναι ο, ο αφηγητής του διήγηματο στο πρώτο πρόσωπο. Καταλαβαίνετε, όταν γράφει ένα ε, μηδιστόρημα ή ένα διήγημα, έχει δύο επιλογέ. Είναι να το γράφει στο τρίτο πρόσωπο και να λες αυτό πήγε εκεί και έκανε εκείνο, <Κι> ή να το γράφει στο πρώτο πρόσωπο. Εγώ πήγα εκεί και έκανα εκείνο. Έτσι λοιπόν είναι στο πρώτο πρόσωπο και δίνει την εντύπωση για αυτόν τον λόγο ότι ε, επειδή. Επειδή τώρα έχω εγώ χρησιμοποιήσει μια αληθινή οδό τη Θεσσαλονίκη, ένα αληθινό όνομα παράξενο από ένα στενάκι που λέγεται ο Δό Μαύρη Πέτρα και μπορεί κάποιο διαβάζοντα το δίηγμα να πάει να το βρει και να το περπατήσει και επειδή το οδηγούμε και στο πρώτο πρόσωπο έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι πρόκειται για κάποια εμπειρία μου ενώ είναι φανταστικό. Όντω έχω βέβαια εμπειρίες στο στενάκι αυτό ε, οι οποίε όμω. Δεν είναι ακριβώς οι εμπειρίες που διηγούμε στο, στο διήγημα. Είναι κάπω συγγενικές. Είναι μια άλλη ιστορία, δηλαδή. Αν το διηγηθώ, θα είναι ένα άλλο διήγημα, πάλι με την Οδόμαδες Τέτρας όμως. Ε, έτσι δηλαδή με αυτέ τι εμπειρίες, αν να λέμε, το εμπνεύθηκα. Και έτσι κατ' επέκταση κάποια στοιχεία που έχει μέσα το διήγημα είναι αληθινά. Κάποια όμως, αλλά είναι φανταστικά, είναι απάντρεμα. Αυτό δημιούργησε από στόμα σε στόμα... Δηλαδή, στα τρία βήματα από τη λεωφόρα που λέγαμε, το έκο, σιγά σιγά έναν αστικό θρύο στη Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα να αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άμα πάτε οποιαδήποτε νύχτα, άμα πάτε στην Εδώμα, αυριακά στη Θεσσαλονίκη, είναι μαζεμένο κόσμο. Σε να θέλει να κοιτάξει που Και ψάχνουν αυτά που λέω στο διήγημα. Αν κάθε νύχτα σημαίνει, σε σημείο που ενοχλούνται οι κάτοικοι, έχουν βγάλει το, το, την ταμπέλα τη οδού κάτω από τη γωνία για να μην τη βρίσκει και του ενοχλεί. Διάφορα τέτοια. Πάρα πολλά. Το κακό όμω είναι ότι κάποτε όταν εγώ το έγραψα αυτό, ε, το στενάκι αυτό ήταν αδιέξοδο. Ενώ από τότε μέχρι σήμερα έχουν εγκρεμίσει το αδιέξοδο και έχουν φτιάξει ένα δρομάκι που συνεχίζει και πέρα από το παλιό αδιέξοδο και έχουν φτιάξει ένα παρκάκι πιο πέρα. Ακριβώ επειδή σε εκείνο το σημείο έχει μια πολύ ωραία θέα τη πόλη. Και ενοχλούνται ε... οι κάτοικοι επειδή πάει κόσμο εκεί, δεν το πιστεύω. Ε, στου τοίχου, παντελή, βγάλε μα έξω. Ε, Πού είναι η πύλη, ξέρεις, διάφορα τέτοια. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα η, η ιστορία πώς το εμπνεύθηκα και πράγματα που σχετίζονται με αυτό τα έχω οδηγηθεί σε ένα βίντεο, Υπάρχει, γιατί κάθε στιγμή κάναμε μαζί με έναν οργανισμό που έκανε τέτοιες ε, ξεναγήσεις στην πόλη, ε, με τη συνεργασία αυτού του οργανισμού. Είχα κάνει πριν από μερικά χρόνια κάποιε περιηγήσει. Στην παράξενη μυστική Θεσσαλονίκη, που λεγόταν έτσι: Α πούμε, περιπλάνηση στη μυστική Θεσσαλονίκη. Και ερχόταν κόσμο που συμμετείχε και με μένα ω ξενάγγο, και του πήγαινα σε διάφορα μέρη και του έλεγα διάφορα πράγματα, σαν ξενάγηση, σε μέρη τη μυστική Θεσσαλονίκη. Ε, και κυρίω ήταν εκείνε οι περιοχέ, τη Ανοπόλη και κάτω, κήπη του Πασά, και από πιο πάνω σε εξού, και προ τα μετά στην Ανωπόλεις. Ε, και υπάρχει λοιπόν ένα βιντεάκι από την Οδό Μαύρη Πέτρας εκεί που μιλάω στους ανθρώπους αυτούς που με ακολουθούν τους συνοδοιπόρους μου, τους μου εκεί και τους λέω την ιστορία πώς εμπνεύτηκα το διήγημα και τι έχει συμβεί εκεί. Αυτό το βίντεο υπάρχει στο YouTube, αν βάλετε στο YouTube αναζήτηση παντελής για νουλάκι στο Δός μαύρη Πέτρας, θα σας το βγάλει υπάρχει και στο YouTube κανάλι του Strange. Το Strange έχει και ένα, ένα μικρό YouTube κανάλι. Και εκεί, εκεί μέσα είναι ανεβασμένο. Με δύο Οπός λόγια. Πέτρας, για με... Και θα με δείτε εκεί, σε αυτή την περιήγηση, να διηγούμε στου παρευρισκόμενου πώ εμπνεύτηκα την ιστορία αυτή με την οδό Μαύρη Πέτρα. Οπότε, σα παραπέμπω στο βίντεο αυτό. Ναι, αλλά με δύο λόγια, μια και είμαστε στο ραδιόφωνο και θέλουμε να το έχουμε καταγεγραμμένο. Δύο λόγια. λόγια Τίτλου. Ε, Ποια ήταν η έμπνευση, δηλαδή, από πού προήλθε. Ε, εφαρμόζαμε. Ε, κάποιες πρώιμες τεχνικές με καπολιτσόμανση με ένα φίλο μου στη δεκαετία του 80. Μάλιστα. Όταν ήδη εγώ είχα δηλαδή μπορεί το βιβλίο να το έγραψα το 99-2000 αλλά ήδη 10 χρόνια πίσω 10-12, εγώ έψαχνα αυτά τα ζητήματα. Και έτσι με ένα φίλο μου λοιπόν πηγαίναμε στην άνω πόλη και εφαρμόζαμε εκεί την τέχνη της περιπλάνησης. Δηλαδή το, το, αυτό που λέμε το φλανερί. Το, γινόμασταν φλανέρς. Πρέπει να το ψάξει αυτό δω, για να μην. Κάνουμε όλη τη δεκομπή τώρα για να σα τα εξηγήσω. Είναι να διαβάσει κάποιο το βιβλίο μου, Μεγά στα Μυστήρια των Πόλεων. Που μπορεί επίση να το βρει στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, στο ίσω, e εκεί που έχει το Μυστικό Πόλεμο στα βιβλία, και το Μεγά Πολυχόμαστε, το οποίο ήταν πολλά χρόνια εξαντλημένο, το αναζητούσε όλο ο κόσμο. Και, και έγινε μια αναθεωρημένη, επαυξημένη έκδοση, πολύ καλή, σε λίγα αντίτυπα, συλλεκτική, που μπορεί κάποιο να την αποκτήσει μόνο από εκεί. Από το site <χει> του περιοδικού Strange, από το ISOC e του, το AOR το κολέγει. Έτσι λοιπόν, κάναμε κάποιε περιπλανήσει με τον φίλο μου αυτόν και χανόμασταν. Χρησιμοποιούσαμε σαν πλατφόρμα τα στενάκια τη Άνω πόλης, τα οποία το βράδυ είναι τελείω έρημα, δεν υπάρχει κανένα. Οπότε μπορεί εύκολα, α πούμε, να κάνει μια περιπλάνηση. Μη, δεν υπάρχει περίπτωση να γνωρίζει ακριβώ από πού να πα. Αυτό το ξέρουν μόνο οι ντόπιοι ή αυτοί που έχουν πάει πάρα πολλέ φορέ. Αν έχει πάει έστω. Έστω ακόμα και αρκετέ φορέ, δεν ξέρει πώ να περιπλανηθεί στα στενάκια, χάνεσαι. Και έτσι αφήναμε τον εαυτό μα να χαθεί στα στενάκια. Και μπαίναμε σιγά σιγά σε μια, α την πούμε, ονειρική πραγματικότητα. Λόγω του ημίφωτο, λόγω τη ερημιά, λόγω τη δική μα συνειδησιακή ρύθμιση. Και δεν ξέραμε από ένα σημείο και μετά, και δεν μπορούσαμε να ξαναβρούμε διάφορα σημεία περίεργα στα οποία βρισκόμασταν. Δεν ξέραμε αν ήταν όντω εκεί. Αυτά τα σημεία, ή αν είχαμε βγει σε κάποια άλλη εναλλακτική πραγματικότητα που, με την περιπλάνησή μας αυτή και βγαίναμε στη διάφορα παράξενα μέρη, τα οποία δεν μπορούσαμε να ξαναβρούμε μετά. Και πάντοτε στη Θεσσαλονίκη τώρα δεν μπορεί να χαθεί την πραγματικότητα. Γιατί, Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει, έχει τη θάλασσα. Οπότε, οποιαδήποτε κατηφόρα και να πάρει, αργά ή γρήγορα σε βγάζει στη θάλασσα και πριν ακόμα σε βγάλει στη θάλασσα, σε βγάζει σε γνώριμα μέρη, σε μεγάλο τρόπο. Ακριβώ. Οπότε. Παρόλο που χανόμασταν λοιπόν σε αυτές τις περιηγησει μας που τους κάναμε 10, 20, 30 φορές σε συγκεκριμένες νύχτες, όλη τη νύχτα. Ε, για, για να ξαναβρούμε σε γνώριμα μέρη παίρναμε τις κατηφοριές και βγαίναμε πάντα, πάντα όμως, στην οδό Μαύρης Πέτας. Ενώ, άμα δει ένα χάρτη ή αυτοί που ξέρουν από Θεσσαλονίκη τώρα που τα λέω αυτά, ενώ η οδός αυτή βρίσκεται, σαν να λέμε φανταστείτε ένα ευθύγραμμο τμήμα 100 και α, α, κάτω από αυτό το του τμήμα η, η οδό Μαύρη Πέτρα είναι στο 5. Αν το πάρει εσύ απάνω. Εμεί, ακόμα και στο 100 να ήμασταν, κατεβαίναμε τα στενάκια προ τα κάτω και βγαίναμε στην οδό Μαύρη Πέτρα. Σαν κάτι δηλαδή, εν, ενώ υπήρχαν δεκάδε εναλλακτικέ διαδρομέ που θα μπορούσαν να μα βγάλουν αλλού. Χωρί να, να επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδρομή. Διαφορετικέ διαδρομέ επιστροφή προ το, προς το προς γνώριμα μέρη. Καταλήγαμε πάντα ω διαμαγεία στην οδό Μαύρη Πέτρα. Σε σημείο δηλαδή που από ένα σημείο και μετά, όταν το είδαμε, τέσσερι-πέντε-έξι φορέ, προσπαθούσαμε να το αποφύγουμε. Να μην βγούμε δηλαδή σε αυτή την οδό. Και πάλι βγαίναμε σε αυτήν. Και εκεί υπήρχε ένα διέξοδο λοιπόν. Ε, και εκεί πέρα ε, είχαμε α πούμε, όπω ήμασταν αριθμισμένοι με τη συνείδησή μα έτσι, και ήμασταν έτσι χαμένοι δηλαδή, όχι μόνο. Γιατί ακολουθούσαμε αυτό που στο μεγαπολιτσό ονομάζουμε τη μέση οδό. Η μέση οδό είναι το, ε, ε, η περιπλάνηση. Μπορεί να, μπορείς να κάνει μια περιπλάνηση με τα πόδια ή μπορεί να κάνει μια διανοητική περιπλάνηση. Παράδειγμα, εδώ που κάθεσαι τώρα στην καρέκλα σου, μπορεί να κλείσει τα μάτια σου και να πει: Αρχίζει να με το μυαλό σου και να σκέφτεσαι διάφορα. Και μπορεί μάλιστα να σκέφτεσαι μέρη που έχει επισκεφτεί κτλ. Θα κάνει μια διανοητική περιπλάνηση με λίγα λόγια. Και αντίστοιχα μπορεί να το κάνει αυτό και περπατώντα. Παράδειγμα, να κάνει μια βόλτα το βράδυ και να έχει κάποιο πρόβλημα, α πούμε, και να το σκεφτεί καθώ περπατά. Να πει, πώ λέμε, σλίππονιτ, οκούκονιτ. Κατάλαβε. Να, να κάνει μια βόλτα και να σκέφτεσαι τα προβλήματά σου για αυτό που θέλει να σκεφτεί, περπατώντα. Αυτή είναι η πρώτη οδός και η τρίτη οδός. Υπάρχει όμω και η μέση οδό. Δηλαδή, πώ να περιπλανιέσαι στου δρόμου, ταυτόχρονα εννοείσαι με τα πόδια κανονικά και ταυτόχρονα να κάνει και διανοητική περιπλάνηση. Να είσαι κάπου στη μέση δηλαδή. Δηλαδή λίγο να είσαι με, το, με τον πόδι στο πνεύμα σου και με τον πόδι στην πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση βρισκόμασταν στη μέση οδό που καθώς μας έβγαζε εκεί στην οδό Μαύρης Πέτρας νιώθαμε και καταλαβαίναμε διάφορα πολύ παράξενα πράγματα τα οποία φύγω μέσα στο διήγημα ω αληθινές εμπειρίες. Αυτό με βιολόγια. Αλλά μπορείτε να το δείτε με όλε τι λεπτομέρειε, τα στοιχεία και τα πάντα, πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό που λέω και λέω πολύ περισσότερα. Σε αυτό το βίντεο στο YouTube. Παντελή Γιάννου Λάκη, Οδό Μαύρη Πέτρα. Διηγείται okay. στην Οδό Μαύρη Πέτρα. Οκ. Λοιπόν, έχουν έρθει δύο. Ακού Γιώργο. Βεβαίω και σε ακούω. Έχουν έρθει δύο πάρα Ακούγω πολύ. Ακούγεται ο Γιώργο. Καμπάνα, καμπάνα. Ε, έχουν έρθει δύο πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσει, τι οποίε σα τι θέσω... Εγώ τι έχω χάσει, Γιώργο, δεν ακούω. Ελπίζω να ακούγατε τι έλεγα. Με ακούγεται τη λες και καμπάνα σου λέω μην αγχώνεις λοιπόν ε... τι έγινε έπαιξε το τηλέφωνο ώρα πάω το διάλειμμα εγώ και πανέρχομαι It's happened and it's too late It's been and done and gone No way No use waiting for the replay That moment has frittered away There's nothing you can do Don't get me wrong I still apologize and mean it But it won't change a single thing So you you you you, you are so you you you you, you are so you Misery, misery I've made the waitress hate me hate me I've become somebody's nightmare I wish I hadn't done. Don't get me wrong I still apologize and mean it But it won't change a single thing You, you, you, you, you are so You, you, you, you, are so. you, you, you, you, you are so You, you, you, you, you are so you You're evil, I'm evil, we must be primeval, you, you, you, you, you are so you. Στον ειδικό σταθμό, είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε σήμερα τρίτη τη νύχτα, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα κατά τι 10, την εκπομπή μα εκεί κάτω ανα... και τι συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται από τον Αλμπίτο 14. Είμαστε εδώ, μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου, στο Υπερπέραν, με το περιστρεφόμενο σκάφος μας, πάνω ψηλά και πάνω εξάνωθεν στέλνουμε τα, τις συχνότητές μας, ε, ψηλά και πάνω από το κέντρο του Αλμπίντο 14 και κάνουμε μια ειδική εκπομπή, όπως το κάνουμε κάθε τόσο, να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με τον Γιώργο του Καρποδίνη από τον Αλμπίντο και ταυτόχρονα να παίρνουμε και ερωτήσεις και σχόλια από τους συνταξιδιώτες μας που μας ακούνε εκεί έξω μέσα στη νύχτα, που μας δίνουν πρόφαση για συζήτηση. Ε, με λαμβάνεις, Αλμπίντο. Λαμβάνω, λαμβάνω. Λοιπόν, έχουν έρθει δύο ερώτης, θα σου θέσω την πρώτη από το Πες φίλο. Δεν θέλεις να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ξέρω ότι μας ακούνε, γιατί ακούει όλη η ομογένεια των Αλμπίντο, ε, ότι μας ακούνε από διάφορα παράξενα μέρη. Ισχύει σήμερα τη νύχτα. Δηλαδή, μα ακούνε όντω από τη Μαλεσία από τι Αζόρε, το από τον θα... ελληνικό ωκεανό, από τη Σαμόα. Κοίτα, πριν κλείσουμε, θα διαβάσω τα κράτη για να ικανοποιούμε θα και ακροατέ. Και εμείς μα ακούνε Ελληνίρε από παντού και από κάτι περίεργα κράτη. Μα δηλαδή... έκανε εντύπωση, δηλαδή υπάρχουν Έλληνε μέχρι και στην Ινδονησία, μέχρι την και στι Αζόρε. Νεπάλ. Θα το σου... Νεπάλ. Ναι. Το Νεπάλ είναι στα Ιμαλάκια. Δηλαδή, θα τα πούμε μετά, λοιπόν. Ο φίλο Κώστας... από το ΔΕΠΑΝ, πάρτε ένα τηλέφωνο τον Γιώργο να δείτε <laughs> σε επαφή. Τι κάνετε εκεί πέρα. Θα μα την πέσουν οι σαωλήνε, άστο. Λοιπόν, <laughs> ο φίλο μου ο Κώστας, από το ήλιον για σου Κωστά μία πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και λέει το εξή, Τελικά, οι τηλεοπτικέ σειρέ δημιουργούν τη συνωμοσιολογία ή ο μυστικό πόλεμο περνάει μηνύματα μέσα από τι τηλεοπτικέ σειρέ. Mm, ωραία ερώτηση. Και τα δύο συμβαίνουν, συντάξει διότι. Ε, πρώτον, ε, ο Μυστικός Πόλεμος ε, περνάει τα μηνύματά του. Ε, μάλιστα έχω ένα ειδικό κεφάλαιο. για αυτό την ερώτησή σου. Έχω ένα ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος», το οποίο έχει το τίτλο «Το Ρέτιο Nowhere και η Αντίσταση». Και καταδεικνύω εκεί με ποιους τρόπους λειτουργεί αυτό το Radio Nowhere που λέμε. Το ραδιο, ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει από το πουθενά. Αυτό είναι μια κωδική, συμφηματική έκφραση για τη ροή της πληροφορίας η οποία χρησιμοποιεί σαν να λέμε σκεύη ή οχήματα διάφορα για να μεταδοθεί στους ιδιαίτερους ανθρώπους. Και μεγάλο κομμάτι αυτής της ιδιαίτερης ροής πληροφορία πληροφορίας περνάει από τραγούδια, στίχους τραγουδιών και τραγούδια, από ταινίε, από τηλεοπτικές από βιβλία, από, δηλαδή από οποιοδήποτε από εικόνες, από οποιοδήποτε καλλιτεχνικό μέσο το Radio Nowhere εκπέμπει αντιστασιακά στα πλαίσια του Μυστικού Πολέμου μηνύματα, καταστάσεις και πράγματα ενημερωτικά, διδακτικά εμπνευστικά, πληροφοριακά προς ιδιαίτερου παραλήπτες σε αυτούς δηλαδή που έχουν τη δυνατότητα ακριβώς επειδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο Μυστικό Πόλεμο να διακρίνουν αυτή τη μυστική ροή πληροφορία του Radio Nowhere. μάλιστα Εμεί, επανειλημμένω, έχουμε δηλώσει ότι ακόμα και η εκπομπή αυτή, ο μυστικό διαστημικό σταθμό, είναι κομμάτι του Radio Nowhere. Και του λεγόμενου, όπω το ονομάζουμε, και του αγορά του κολεγίου. Λοιπόν, οπότε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε ότι πάνε να μα περάσουν διάφορα πράγματα μέσα από τι ταινίε για να, να μα ανακοινώσουν τα σκοτεινά του σχέδια και διάφορα τέτοια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε ποτέ. Τώρα, τελευταία έχω αρχίσει το κάνουν. Παράδειγμα, έχουν αρχίσει και βάζουν απαραίτητα, μιλάμε με νόμο σχεδόν, άγραφο νόμο, σε όλε τι ταινίε και τι τηλεοπτικέ σειρέ βάζουν, α πούμε, π.χ. απαραίτητα μαύρου, απαραίτητα ομοφυλόφιλου, απαραίτητα αυτά που θέλουν να περνάνε στον πολλή κόσμο. Τώρα τελευταία όμως το κάνουν αυτό. Στην πραγματικότητα, οι ταινίε, το κινηματογράφο, έχει περισσότερο λειτουργήσει ω μυστική ροή πληροφορία από τη φωτινή θετική παράταξη, παρά, αντιστασιακά δηλαδή, παρά από τη, θετική, από τη σκοτεινή και την αρνητική σκεφτείτε για παράδειγμα ταινίε, όπως το Fight Club όπως το Dead Poets Society όπως το Truman Show όπως το V 4 Beta όπως το 2002 ο Πεταλούδας όπως τη Φωλιά του Κούκου είναι όλες αυτές αυτέ ταινίε, είναι ταινίες που ανήκουν κυριολεκτικά σχεδόν όλοι οι πλοκοί τους και τα πράγματα που δείχνουν φωτι... στο Radio Nowhere στη μυστική ροή πληροφορία τη φωτεινής θετική παράταξη. λοιπόν και έτσι λοιπόν Υπάρχει όντω μια μυστική ροή πληροφορία μέσα από ταινίε και τηλεοπτικέ σειρέ. Μια τηλεοπτική σειρά που θα πρότεινα ότι έχει φοβερή τέτοια ροή πληροφορία και θα πρέπει να την δείτε, παρόλο που έχει και καμιά κοσαριά season, είναι το Supernatural. Ένα παράδειγμα σα φέρνω. Το Twin Peaks φυσικά που είπα, αναφέραμε νωρίτερα. Το Dark. Αυτή η σειρά με του χρονοταξιδιώτες η Γερμανική. Αναφέρω τρει χαρακτηριστικέ. Φυσικά και το παλιό κλασικό The Prisoner. Το Prisoner. Και άλλε είναι οι σειρέ. Εγώ αναφέρω αυτέ ω πολύ χαρακτηριστικέ. Που έχουν μυστική ροή πληροφορία στα επεισόδια του. Ε, το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τη μουσική και με τραγούδια κτλ. Τώρα, εδώ μην το παρεξηγήσετε. Δεν εννοώ ότι βλέπει μια σειρά ή ακούσει ένα τραγούδι ή κάτι και σου εμπνέει κάπω και δίνει εσύ μια ερμηνεία. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα, αναγνωρίσιμα, συνθηματικά. Όχι ότι σου κατέβει ένα στο κεφάλι όταν βλέπει μια ταινία, γιατί μπορεί έτσι να βαφτίσει οποιαδήποτε ταινία ότι το κάνει αυτό. Οποιοδήποτε τραγούδι που θα σα αρέσει, δεν επειδή αρέσει. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σαν να λέμε, μπορώ εγώ, που έχω γράψει και το Μουσικό Πόλεμο, το βιβλίο, μπορώ εγώ, αν θέλω, να πάρω μια ταινία και να κάνω μια ομιλία επάνω στην ταινία αυτή και να καταδείξω τι δείχνει στο επίπεδο που συζητάω. Να πάρω ένα τραγούδι. Και να σα καταδείξω τι δείχνει, τι λέει για παράδειγμα το Radio Nowhere του Μπρου Στρίξτιν και του Στίχου. Που χρησιμοποιεί και τον τίτλο Radio Nowhere. ή το, ε, τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να μπω σε, να, να λέω κομμάτια και τραγούδια. Τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια τα παίζουμε στα πλαίσια του μυστικού διαστημικού σταθμού. Πολλέ φορέ, 8 στα 10 κομμάτια που βγάζουμε, 7 στα 10, είναι τέτοια π.χ. Ή όταν αναφερόμαστε πολλές φορές στο trains ή σε συζητήσεις ή στο διεστημικό σταθμό σε ταινίες ή σε ταιριοπτικές σειρές, είναι τέτοιο τύπο. Και έτσι λοιπόν σημαίνησα τώρα επίσης την ταινία Dark City, το Matrix βέβαια κλπ. Και, και, και σε ταιριοπτικές σειρές το ίδιο. Τώρα, από τη μια. Από την άλλη όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν διάφοροι Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιον, κάποιον ενθουσιασμό, α το, το πούμε έτσι, ευγενικά. Είναι ενθουσιώδει άνθρωποι και ξεσηκώνουν διάφορα πράγματα από διάφορε ταινίε, οι οποίε έχουν φανταστική συνωμοσιολογική υπόθεση. Δηλαδή, οι ταινίε αυτό που λέμε είναι φανταστικό. Δεν ανήκουν οι ταινίε αυτέ στην κατηγορία των ταινιών ή των τηλεοπτικών σειρών, τραγουδιών κλπ. που έλεγα προηγουμένω, αλλά για οποιαδήποτε. Σειρά που έχει κάποια ενδιαφέροντα συντομοσιολογική πλοκή. Ο, ο, ο άνθρωπο τη Μαντζουρία, ξέρω εγώ, παράδειγμα. ή. ξέρω εγώ, διάφορε ταινίε τέτοιε. Λοιπόν, το. Πώ το λένε, το Κέννεντι του. Oliver Stone. Βερστόουν. κλπ. Δεν ανήκουν αυτέ οι ταινίε που ανέφερα τώρα, για παράδειγμα, σε αυτέ τι ταινίε που μιλούσα προηγουμένω. Παρ' όλα αυτά, έχουν κάποιο συντομοσιολογικό τύπου σενάριο. Πολλέ φορέ, λοιπόν, πολλές, πολλά κονσπίραση θεωρήθη, ή το πούμε καλύτερα. Ψεύτο κοσπίραση θεωρείς, είναι διάφοροι ενθουσιώδεις άνθρωποι του το ή του παρόντος, οι οποίοι έχουν ξεσηκώσει την πλοκή κάποια ταινία και την παρουσιάζουν σαν αληθινή συντομοσυλλογική θεωρία. Ενώ απλά πρόκειται από εκείνη την ταινία και ήταν μια ωραία ιδέα. Μας φέρω ένα παράδειγμα. Το ότι δεν πήγαμε στη σελήνη και το ότι η ιστορία γυρίστηκε σε στούντιο είναι μια ταινία του 1978 που λέγεται Capricorn One. Από εκεί το έχουν πάρει ότι γυρίστηκε σε στούντιο η προσελήνωση. Είναι ταινία αυτό. Μόνο που δεν αναφέρεται στη σελήνη, αλλά στον Άρη. Ότι γυρνάνε στούντιο, ότι πηγαίνουν στον Άρη. Και κορδεύουν τον κόσμο. Αυτό είναι το Capricorn One. Δείτε το. Το 1978. Είναι η πηγή της πεποίθησης μέσα στη, στο conspiracy theory ότι, ότι δεν πήγαμε στη σελήνη. Υπάρχει αυτή η φάση ότι και οι που είδαμε, οι προσελήνες ήταν σε στούντιο. Αυτό το στούντιο κομμάτι τη ψευτοσυνομισιολογική θεωρία του Δεν πήγαμε στη σελίδα προέρχεται από την ταινία Capricorn One. Οι Ιδρακονοί προέρχονται, του οποίου έκανε γνωστού ο David Τάικ. Εμπνεύστηκε ο David Τάικ στην ουσία, το ξεσήκωσε δηλαδή, από την τηλεοπτική σειρά V. V. Έχει το τίτλο η σειρά αυτή, αυτό το γράμμα τη αγγλικής αλφαβήτου, το V ή το 5 το ρωμαϊκό. V που σημαίνει στη σειρά Visitors, οι επισκέπτε. Όπου είναι αυτή. Όπου είναι ε, στα πλαίσια τη θέση εξουσία, έχουν βάλει εξωγήινου, οι οποίοι είναι με το δέρμα από πάνω είναι ψεύτικο. Και άμα το σκίσουν, από κάτω είναι σαύρε. Κλπα, και λοιπά κλπα. Και λοιπά. Αυτό το V, μάλιστα το Original V, μιλάμε για την Original Sira V, είναι τη δεκαετία του 80. Αυτό έχει σηκώσει ο David Dyke. Αλλά μέσα στη δεκαετία του 2000 έγινε και ένα remake τη σειρά αυτή, μια καινούργια σειρά V. Η οποία γνώρισε και κάποια ακροματικότητα, η οποία δεν είναι τόσο καλή όσο η πρωτότυπη. Είναι remake, είναι διασκευή, α πούμε, σαν να ε, Φέρνω δύο παραδείγματα. Οπότε ισχύει η φίλη που με ρωτά αυτό, και εσεί που ακούτε, και τα δύο. Το πρώτο είναι η πρώτη περίπτωση που έλεγα, και το δεύτερο είναι διάφοροι εφάνταστοι άνθρωποι, οι οποίοι σηκώνουν στοιχεία από μια ταινία, γιατί δεν έχουν φαντασία οι ίδιοι για να κάνουν κάτι φανταστικό, αφού θέλουν να το κάνουν, ε? το ξεκώνουν από μια ταινία ή κολλάνε με μια ταινία παθαίνουν έμονη ιδέα. Υπάρχουν, υπάρχει και αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που παθαίνουν ιδέα. ιδέα με έναν άνθρωπο, έμονη ιδέα με μια ιδέα, έμονη ιδέα με έναν πίνακα, έμονη ιδέα με ένα τραγούδι, έμονη ιδέα με μια ταινία. Φτιάχνει κάτι, λοιπόν, λοιπόν, ναι. κάτι το μυαλό του και νομίζουν ότι είναι αυτό. Τι? Φτιάχνει κάτι το μυαλό του και νομίζουν ότι είναι αυτό. Μπράβο, ναι. Και το ξεσηκώνουν στην ουσία από την ταινία και το κάνουν κάποιο είδου κοσπίραση θείου, ότι παίζει αυτό το πράγμα όντω. Ναι. Όπω και το έχω καταδείξει πολλέ φορέ αυτά εδώ. Θυμηθείτε τι προάλλε που σας εξηγούσα από πού προέρχεται το Blue Bean Project, που ήταν μια χαζομπάρα τελείω, του Search MONIST, ενό τύπου του δεκαετίου του 1990, α πούμε που έλεγε τρελά πράγματα. Και αυτό έχει πάει έτσι, σπασμένο τηλέφωνο από χέρι σε χέρι να πούμε, και το έχουν κάνει ότι είναι κάτι. Και άλλα τέτοια. Είναι από ταινίε ε, πολλά. Πολλά είναι από ταινίες. Τα οποία φυσικά δεν ισχύουν καιρό, ακριβώ επειδή είναι από ταινίε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι οι ταινίε αποκαλύπτουν κάτι, μην το βλέπετε ανάποδα. Μην κάνετε δηλαδή την εκπληρωμένη προφητεία που λέμε, ε, μην, το, μην το κάνετε ανάποδα. Δηλαδή, πρώτα μάθατε για, την, για το Conspiracy Theory, το οποίο προέρχεται από την ταινία, και μετά βλέπετε την ταινία και λέτε: Α, αυτή η ταινία αποκαλύπτει το Conspiracy Theory. Όχι! Το Conspiracy Theory προέρχεται από την ταινία αυτή. Κατάλαβατε. Επομένω, δεν είναι το γεγονό ότι οι δημιουργοί <laughs> τη ταινία θέλουν να, να, να κάνουν expose, να εκθέσουν κατά κάποιο τρόπο αυτήν την συνομοχία και το κάνουν μέσα από μια ταινία για να μην του κλείσουν μέσα. Δηλαδή, δεν θα κινδυνεύουν, θα κινδυνεύουν άμα το κάνουν σε επίπεδο ταινία που λέει ό,τι πιο ναι, διαδο, ναι, ναι. μεταδοτικό και εκθεσιακό υπάρχει που μπορεί ναι. να κάνει μια κινηματογραφική ναι. ταινία. Δεν είναι δηλαδή συγκάλυψη, να το πω ψιθιριστά, να το καταλάβει εσύ. Μέσα από ποια ταινία, το αντίθετο. Είναι το, το πιο φωναχτό πράγμα. Αν φοβόντουσαν... Δηλαδή πιο πολύ ακούγεται μια ταινία παρά ένα βιβλίο, ας Άμα γράψω εγώ σε ένα βιβλίο ε, να... και τη συγκαλύψω μέσα σε μια ταινία, το... τι χαζομάρα είναι αυτή. Δεν τη συγκαλύπτω, τη ταινία το φωνάζω. Επομένω, Δου... ναι. Λοιπόν, Να καλυσπερίσω τον φίλο μου τον Σπύρο από τον Ιμητό, ο οποίος καλυσπερίζει τη μεγαλύτερη. Ανατρεπτική παρέα στην Ελλάδα και όχι μόνο αγόρι μου και όχι μόνο Λοιπόν ε, έχουν έρθει κι άλλες ερωτήσεις θέτω άλλη μία πάμε διάλειμμα επανέρχομαι για τις υπόλοιπες Ο φίλος μου Ατρέας Απιλάρισα εχάθης αγόρι μου εχάθεις ε, λέει το εξής Τι είδους τεχνολογία θα είχαμε αν δεν μεσολαβούσαν οι 18 αιώνες σκοταδισμού όλοι αντιλαμβανόμαστε θέλει να πει ο ποιητής και αν αυτή η τεχνολογία θα είχε σχέση με το είδος της τεχνολογίας που έχουμε σήμερα λέει ο φίλος μου Ατρέας από τη Λάρισα. Ναι, φίλα μας Ανδρέα Ατρέας, που... Ατρέας, όχι Ανδρέας Ατρέας Ατρέας, όπως λέμε οι ατρίδες. Ακριβώς Ναι, οκ okay. Φίλα μας λοιπόν Ατρέα ε... Αυτό που λες είναι μία, μία ιδέα, μία ατάκα, μία ιδέα, την οποία εξεπεμψε εκεί έξω ο Κάρλ Σέιγκαν. Δηλαδή μία μέρα βγήκε ο Κάρλ Σέιγκαν και είπε αυτό που λες, το οποίο έφτασε από τον Κάρλ Σέιγκαν στο σπαθμένο τηλέφωνο μέχρι στην απορία σου. Ε, αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει υποθεί από τον Κάρλ Σέιγκαν. Να σας πω επίσης ότι εγώ πιστεύω και μπορώ να το καταδείξω κιόλα. Ο Κάρλ Σέγκαν ανήκει στη σκοτεινή αρνητική παράταξη. Δεν είναι δικός μας. Έχει λειτουργήσει εξαιρετικά αρνητικά σε, ειδικά στο χώρο της εξωγεινολογίας, θα το πούμε έτσι. Ε, ήταν ένας άνθρωπος ε, απόλυτα εγκάθετος, συστηματίας και λειτουργούσε με τρόπο ακυρωτικό για τα πράγματα στα οποία ασχολούμαστε, υποκρινόμενος ότι τον ενδιαφέρουν. Είναι η περίπτωση που λέγαμε νωρίτερα με την παράλλαξη. Ε, έτσι λοιπόν... Ε, οι ατάκες όλες οι οποίε έχει πει, η πιο διάσημη είναι το extraordinary claims, demand, extraordinary evidence. Ναι, αλλά τα evidence κύριε Σαγκάν δεν τα δέχεσαι όμως όταν υπάρχουν, οπότε πώς demand. Τέλο πάντων, ε, στην φράση αυτή λοιπόν, ε, δεν τη δέχομαι λοιπόν εγώ την ατάκα αυτή που υποστηρίζεις φίλε, επειδή προέρχεται από τον Καρν Σέγκαν, όχι επειδή τη δέχομαι από σένα. Καταλαβαίνω όμω γιατί την κάνει την ερώτηση. Και πρέπει να σου πω ότι η τεχνολογία ε, ταιριάζει απόλυτα και έχουμε και αυτή τη λαϊκή ρίση για την πρίζα και το μαχαίρι. Το οποίο είναι τεχνολογίε, όπω ξέρετε, και το μαχαίρι είναι μια τεχνολογία. Ε, το, με το μαχαίρι μπορούμε να κόψουμε το ψωμί, μπορούμε να κόψουμε και το λαρίκι ενό ανθρώπου. Δεν φταίει το μαχαίρι δηλαδή, φταίει αυτό που το χειρίζεται. Αλλά το, αν το σκεφτεί λίγο, θα δει ότι αυτό που έφτιαξε το μαχαίρι όμω. Κάπου μπορεί να φταίει, διότι δεν αναλογίστηκε τη χρήση του στο σάξιμο των ανθρώπων. Ε, η η πρίζα. Με την πρίζα, α πούμε, βάζουμε στην πρίζα το κομπιούτερ και μπορούμε και επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή, από τη μια. Από την άλλη, όμω, αν βάζει το χέρι σου στην πρίζα, θα πα σε αυτοπεξεία, πεθάνει. Και αυτό έχει να κάνει σίγουρα με το, το πώ έφεσε τη χρήση αυτή ο δημιουργό τη πρίζα. Και έτσι λοιπόν. Ε, το πώς χειριζόμαστε μια τεχνολογία δεν έχει να κάνει μόνο με τον χρήστη της αλλά και με τον επινοητή της. Υπάρχει τρόπος δηλαδή, με λίγα λόγια, να μπορούσε να έχει γίνει αλλος και να μην πάθαινες ηλεκτροπληξία αν το χέρι μέσα στο ρεύμα. Να μην μπορούσες να σφάξεις έναν άνθρωπο με ένα μαχαίρι. Να μην μπο... λέω τώρα κάπως, παραδείγματα πρόχειρα. Μπορείτε να το σκεφτείτε όμω να, να, να κάνετε μια περισυλλογή σοβαρή πάνω σε αυτά που λέω, για να σκεφτείτε πιο καλά παραδείγματα από τα δικά μου. Δεν εξαρτάται λοιπόν η τεχνολογία, όπω το παράδειγμα του μαχαιριού και τη μπρίζα των δημοφιλέ, μόνο από το χρήστη, αλλά παράδειγμα αυτό που λέμε, να πέσει ένα μυστικό ή μια τεχνολογία ή μια γνώση στα λάθο χέρια. Έτσι δεν είναι. Με την ατομική ενέργεια, για παράδειγμα, μπορούμε και παράγουμε ρεύμα σε όλη την Γαλλία, για παράδειγμα, που έχει. Του πυρηνικού αντιδραστήρε και αυτό είναι καλό, εφόσον ξέρουν να τη χειρίζονται έτσι ώστε να μην γίνει κάποια καταστροφή, κάποια διαρροή, κάποια απόβλητα και όλα αυτά εδώ. Θα μπορούσαν να το ψάξουν παραπάνω δηλαδή. Α πούμε από τη μια, αλλά από την άλλη, με την ίδια ακριβώ τεχνολογία είναι και οι πυρηνικέ που μπορούμε να καταστρέψουμε όλο τον πλανήτη. Ε, στην μία περίπτωση είναι θετική, στην άλλη αρνητική και έχει να κάνει με τη χρήση. σκεφτείτε όμω λίγο. Έχει να κάνει μόνο με το χρήστη με τα λάθος χέρια στα οποία μπορεί να πέσει στα σωστά χέρια, έχει να κάνει και με τον εφευρέτη τη τεχνολογίας. Καταλαβαίνετε, υπάρχει για παράδειγμα, σωστά ένα παράδειγμα, υπάρχει μια τεχνολογία που, που είναι η τυπογραφία, που ξεκίνησε ας πούμε από το Βουτενβέργιο, όπως ξέρετε, ή άλλοι λένε τους Κινέζους αρχαιότερα. Ε, η αλλοι λενε του αυτή είναι μόνο θετική, δεν έχει ηλεκτροπληξία και σπάξιμο, ε, ο ευρέτηση, δηλαδή ο επινοητή τον έκανε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μόνο θετικά αποτελέσματα. Τι, τα, να υπάρχουν από εκείνη τη στιγμή και μετά τα βιβλία. Τώρα θα μου πείτε μπορεί να πάρει ένα βιβλίο το κεφάλι κάπου, και το θέλει στο κεφάλι. Και το σπάσετε είναι ένα βιβλίο για το μυστικό πόλεμο που είναι έτσι και ογκόβ. <laughs> πολλά μπορεί να πει. Και πολλά μπορείτε να πείτε φίλε, το θέμα είναι να σκέφτεστε με το σωστό τρόπο. Και νομίζω ότι κάπω λίγο έδειξαν λίγο το σωστό τρόπο. Επομένω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε στα αλήθεια τι θα γινόταν, αν δεν υπήρχε ο σκοταρισμό, γιατί ο σκοταρισμό είναι πίσω απ' όλα και πίσω από την τεχνολογία, ο σκοταρισμός είναι. Γιατί? γιατί αυτή η τεχνολογία, κοιτάξτε τι έχει κάνει με του αιώνε και πώ κατέληξε να είναι σήμερα και τι, και τι αποτελέσματα έχει στον άνθρωπο, πέρα από τα θετικά. Αν τα μετρήσετε θα δείτε ότι τα αρνητικά είναι περισσότερα. Επομένω, έχει λειτουργήσει αρνητικά η τεχνολογία που έχει στο μέλλον σα. Γιατί λοιπόν κάποιο ο οποίο είναι στο χωριό του και ε, ε, ε, αρμέγει τι αγελάδε είναι σκοταδιστής ενώ ο άλλος ο οποίος αυτή τη στιγμή ε, τον παρακολουθεί το έχελον και το, ό,τι κάνει και του βάζουν mRNA στο αίμα του και είναι συνδεδεμένος ας πούμε ξέρω εγώ αύριο με τις τεχνητές νοημοσύνε που τον κουμαντάρουν γιατί αυτό είναι καλό και το άλλο είναι σκοταδιστικό και μάλιστα πώς θα γινόταν σε αυτό να είχαμε φτάσει και αιώνε πριν υπάρχει λοιπόν και αυτή η διάσταση του πράγματο. βέβαια επειδή ο Καρλ Σέγγαν, που έπαιρνε την μετάκαρση, ανήκει στη σκοτεινή αρνητική παράταξη, και αυτό σου ενδιαφέρει πολύ η λογιστική, η πολιτική, η στατιστική, η τεχνολογία, είναι τεχνοκράτε, είναι υλιστέ. Αυτό επειδή δεν μπορεί να πει για πνευματικά πράγματα, διότι δεν είναι τη παράταξή του, αναγκάστηκε να το πει με την τεχνολογία, επειδή είναι τεχνοκράτη. Αυτό που καταλαβαίνει εσύ όμω, φίλε, δεν καταλαβαίνει την πρίζα. Καταλαβαίνει το εξή, ότι υπήρχε στην αρχαιότητα μεγάλη γνώση, μεγάλη σοφία, που αν αφινόταν να λειτουργήσει ελεύθερα, θα είχε φέρει σε ένα πολύ καλό επίπεδο την ανθρωπότητα, ενώ δεν μπόρεσε να το κάνει πριν μεσολάβητο σκοταρισμό. Αυτό κατά βάθο εννοεί. Αυτό όμω, επειδή δεν ανήκει στην παράταξη που θα το λέγει αυτό, αναφέρεται στην τεχνολογία. Νομίζω τα είπα, να μην σε Μια χαρά το είπε. Λοιπόν. Πάμε ένα διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι. Υπενθυμίζω είμαστε στο αλμπέντο14.com. Σήμερα έχουμε συνδεθεί με το Μυστικό Διαστημικό και τον Παντελή Γιαννουλάκη, ο οποίο κάθε τρίτη βράδυ μετά τι 10 μα κρατάει συντροφιά εδώ. Προτείνω, γιατί μπαίνουμε σε ορταστική περίοδο, να στηρίξετε Αλμπέντο και όσου έχουν συγγραφικό έργο και να παραγγείλετε από τώρα τα βιβλιαράκια σα και θα σα έρθουν είτε εντό είτε εκτό Ελλάδο. Καλέπουμε λοιπόν ότι είμαστε από το μυστικό διαθυμικό σταθμό, uh, you are a slave in the hands of the master. In the hands of the master, broken or saved In the hands of the master, is utility or lust? Mystery shows us the strength of his touch With his fingers of steel, love. I am in the hands of the master I am a slave In his hands Broken or saved In the hands of the master with utility or lust History shows us The strength of his touch With his fingers of steel, love like an iron will. Love like an iron will. Ακόμα το μυστικό διαστημικό σταθμό είναι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Και εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω εξάνωθεν και αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Ρώδιο αλβίτο 14 κάθε κρίτη στι 10 η ώρα τη νύχτα. Έτσι και σήμερα live εδώ. Από τον Αλμπίντο 14 κάνουμε μια ειδική εκπομπή έκτακτη που τέτοιου τύπου εκπομπές κάνουμε κάθε τόσο. Κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση με τον Αλμπίντο 14 και ταυτόχρονα δεχόμαστε ερωτήσεις και σχόλια ε, όσο μπορούμε να τις παρουσιάσουμε γιατί είναι πολλέ. Ε, από το ακροατήριο μας. Με λαμβάνει ο Αλμπίντο. Λαμβάνει καμπάνα. Εσύ με λαμβάνεις. Λαμβάνω κι εγώ. Αν και σίγουρα υπάρχουν οι προσπάθειε να μας... Προβληματίσουν τις συχνότητε, που καταφέρνουμε όμως και το διατηρούμε καλά λόγω των, των κινήσεων που κάνει εδώ στη δική μα τεχνολογία, ε, στο control panel τη συγκυβερνήτριά μου, στο μυστικό διαστημικό σταθμό και καταφέρνουμε να ξεφεύγουμε από τα παρεμβατικά παράστατα. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλο μου ο, Γιάννης, ο Ιωάννου, τον καλησπέριζο, ε, λέει. Εγώ βάζω και την ερώτηση ότι ο μυστικός πόλεμος αποτελεί μίση. Εγώ βάζω και την ερώτηση, είναι μίση ο μυστικός πόλεμος. Ναι, κοίτα Ανιλεί. κοινάζεις, ήδη περιέχεται αυτός τη λέξη μυστικός. Ναι. Ο, αυτό που λέμε μυστικό, ε, ανεξάρτητα εάν εμείς πλέον του δίνουμε και σχετίζεται με αυτά που έλεγα νωρίτερα για τις παλαιότερες αντιλήψεις που δεν γνωρίζουμε πλέον, ε, και αυτό φαίνεται επίσης και στις λέξεις που έχουν με την πάροδο του χρόνου οι έννοιε των λέξεων έχουν αλλάξει. Ε, ακριβώς επειδή αλλάζουν οι αντιλήψεις. Και σχετίζεται με αυτά που έλεγα στην αρχή τη εκπομπές. Ναι. Λοιπόν, οπότε, ε, ανεξάρτητα αν εμείς αυτή τη στιγμή όταν λέμε μυστικό εννοούμε αυτό που λέμε στα αγγλικά secret, δηλαδή στα ελληνικά θα το λέγαμε κρυφό δηλαδή, mm. επικυδευμένα κρυφό, ναι. ε, στην πραγματικότητα προέρχεται από, από τους μύστες. Δηλαδή το μυστικό είναι από τους μύστες. Πώς λέμε, τα Παναθήνεα, το Παναθηναϊκό. Έτσι. Ε, τα Ορφέας, το Ορφικό. Ο μύστης, το μυστικό. Καταλάβατε. Έτσι. Είναι δηλαδή κάτι που προέρχεται από τους μύστες. Δηλαδή από τις καταστάσεις και τις γνώσεις που χειρίζονται οι μύστες. Επειδή τώρα αυτό που κάνανε οι μύστες ανέκαθεν, αυτό που ονομάζουμε μυστικισμός, που δεν έχει να κάνει με το μυστικό, με το κρυφό, αλλά με το μυστήριο, με τους μύστε. Αυτό που κάνανε οι μύστες είναι το μυστήριο. Και έμεινε να λέμε είναι μυστηριώδες. Αυτό. Δηλαδή δεν δηλαδή ξέρουμε. Αυτοί ξέρουμε, εμείς δεν ξέρουμε. Το εννοούμε. Ότι κάποιος ξέρει, αλλά εμείς δεν ξέρουμε. για αυτό το μυστήριο, Έχω αυτό το μυστικό. Ας πούμε, όπως το, το Έχω ένα μυστικό με στην καρδιά, ξέρω εγώ κτλ. Λοιπόν, οπότε. Στην... Ο, ο Αντάμσκι, και αναφέρθηκε νωρίτερα στους επαφικούς, ο Αντάμσκι, ο Ντόρτζ Αντάμσκι, ο πρώτος επαφικός, πήρε μια καταπληκτική ατάκα για τι γνώσει του που είχε αποκομίσει και έλεγε «My heart», προσέξτε να πω είναι πάρα πολύ ψαγμένη ατάκα, πολύ καρφωμένη. «My heart is a graveyard of secrets». Η καταγιά μου είναι ένα νεκροταθείο μυστικών. Ετσι λοιπόν το μυστικό λοιπόν είναι να κάνει είναι αυτό που κάνουν οι Μύστες τώρα επειδή αυτό που κάνουν οι Μύστες είναι κρυφό είναι μόνο για Μύστες είναι μυστικό όπως το λέμε πλέον Έτσι έμεινε δηλαδή, να λέμε το μυστικό QQ είναι κάτι κρυφό επειδή αυτό που κάνουν οι Μύστες το μυστικιστικό είναι κρυφό, το μυστήριο και έτσι λοιπόν ο «Μυστικός Πόλεμος» είναι ταυτόχρονα ένα τίτλο που έχει δύο επίπεδα το ένα επίπεδο είναι ότι είναι ένας κρυφός πόλεμος, ένας αόρατος πόλεμος και το άλλο επίπεδο είναι ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος στη βάση του ξεκινάει από μυστήρια και μυστικά και από μύστες. Δηλαδή, η προσπάθεια που γίνεται αυτή την εποχή που παρατηρείτε όλοι να γίνει αυτή η κατάκτηση και η μετάλλαξη του κόσμου γίνεται από μύστες. Δεν γίνεται από κεφαλαιοκράτε ή από στρατηγού και τέτοια πράγματα και πλούσιους όπως νομίζετε. Πίσω από αυτούς υπάρχουν διανοούμενοι, μυστηριώδεις διανοούμενοι, μυστικιστές οι οποίοι επηρεάζουν αυτούς τους στρατηγούς, τους κεφαλαίου κράτες, τους οικονομολόγους, τους πολιτικούς κλπ. και τους οδηγούν να κάνουν τα πράγματα που κάνουν. Από πίσω λοιπόν είναι αυτοί. Και αντίστοιχα η αντίσταση που υπάρχει γίνεται επίσης από ψαγμένα άτομα. Άσχετα φτάνει στο σημείο η αντίσταση να εκδηλώνεται και με τον καθημερινό άνθρωπο που θα βγει στο δρόμο να διαμαρτήρησει ή ξέρω εγώ ή θα γράψει κάτι στο ίντερνετ. Έτσι ακριβώ όπω την αντίσταση υπάρχουν διανοούμενοι που την κάνουν από πίσω, μίστες που ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει και αντιστέκονται ακριβώς αυτό που συμβαίνει και αυτό που νομίζει ο πόλης κόσμος. Και ταυτόχρονα όμω υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν αντίσταση με το να γράφουν κάτι στο Ιντερνετ, μια άποψη αντιστασιακή, ή να βγαίνουν στον δρόμο, να φωνάζουν. Ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, να κάνουν ένα καλλιτέχνημα διαμαρτυρώμενοι. Έτσι ακριβώ υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά. Δηλαδή, αυτοί οι μύθε που προσπαθούν να κάνουν αυτή την κυριαρχία του κόσμου, η οποία στο αντίστοιχο επίπεδο, στο κατώτατο επίπεδο δηλαδή, είναι ο πολιτικό που βλέπετε, ο είναι Μαριονέτα. Καταλαβαίνετε, ναι. έτσι λοιπόν παίζει η φάση. Ο μυστικό πόλεμο ήταν πάντα μυστικό, απλώ σε διάφορε φάσει στην ιστορία. Τώρα δυστυχώ βιώνουμε μια τέτοια εποχή πολύ έντονα. Έρχεται στην επιφάνεια, εντείνεται ο μυστικό πόλεμο, βράζει, σαν να λέμε, και επειδή βράζει, γίνεται έξω από την κατσαρόλα. Και εντείνεται και ξαφνικά γίνεται φανερό. Και λε κάτι συμβαίνει. Και δεν μπορεί να καταλάβει. Και λες τι είναι αυτό το παράξενο πράγμα που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβει. Τι είναι αυτά τα περίεργα που γίνεται, γιατί τι είναι αυτά τα παράλογα πράγματα. Είναι αυτή την παρανοϊκή κατάσταση. Γιατί διότι δεν ξέρει τι περί τίνος πρόκειται γι' αυτό. Δεν είναι παρανοϊκά στα αλήθεια, δεν είναι παράλογα στα αλήθεια, δεν είναι παράξενα τόσο πολύ στα αλήθεια. Εσένα σου φαίνονται έτσι, επειδή δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται, δεν ξέρει τον μυστικό πόλεμο. Ε, αλλά μπορεί να ενημερωθεί, μπορεί να μάθει τι γίνεται, και τότε τα Να πει γι' αυτό συμβαίνει τώρα αυτό. Α, γι' αυτό μιλάει αυτό έτσι. Α, γι' αυτό εκείνο πήρε εκείνη τη θέση. Α, γι' αυτό αυτό έχει αυτό το σύμβολο. Α, γι' αυτό αυτό έτσι κλπ. Λοιπόν. Οπότε, καθώ εντείνεται ο μυστικό πόλεμο, γίνεται όλο και πιο φανερό. Να σα πω ένα παράδειγμα: Εντάθηκε κάποια στιγμή τόσο πολύ ο μυστικό πόλεμο, που έφτασε στην επιφάνεια. Και φτάνοντα στην επιφάνεια, εντάθηκε τόσο πολύ, που έγινε ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σωστό. Ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο προέρχεται από το μυστικό πόλεμο. Ξεκάθαρα. Ονόμα του δει τηλέφωνα. Λοιπόν. Το μι... ίδιο συμβαίνει τώρα. Μάλιστα. Θα το πούμε αυτό πριν κλείσουμε. Ο Μινά ε, ρωτάει τον το Γιαννουλάκη. Αν ο Ρίτσαρντ Ντόκινς ανήκει στη σκοτεινή αδελφότητα, κάτι που ανέφερες και προλίγου. Ναι, δεν πρόκειται περί αδελφότητα. Δεν υπάρχουν αυτά τα μαύρα και λευκή αδελφότητα. Τα έχει βγάλει το μυαλό του ο Έχει γίνει ένα σπασμένο τηλέφωνο και διάφοροι τα λένε. Πέστα, πέστα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η απόδειξη ότι αν θα το βάλετε στο παγκόσμιο ίντερνετ δεν θα σας βγάλει τίποτα. Μόνο στα ελληνικά. Γιατί είναι μια νεομοιθολογία ελληνική που έχει δημιουργήσει ο Γιακόπουλο η οποία είναι αρλούμπα κιόλα. Είναι πρόχειρη από το μυαλό του και δεν σημαίνει τίποτα. Okay. Όχι ότι δεν υπάρχουν αδελφότητε, αλλά δεν υπάρχουν αυτέ τι συγκεκριμένε που λέει. Εδώ μιλάμε τώρα για τη σκοτεινή αρνητική παράταξη και για τη φωτεινή θετική παράταξη, που δεν είναι αδελφότητε. Πολλοί από εσά που μα ακούτε, χωρί να το καταλαβαίνετε, παίζετε υπέρ τη σκοτεινή αρνητική παράταξη. Είστε μέλη τη. Χωρί να το ξέρετε. Και πολλοί από εσά που μα ακούτε επίση. Υπέρ τη φωτεινή θετική παράταξη. Είστε μέλη τη χωρί να το ξέρετε. Ασυνείδητα. Αν θα το ψάξετε και κάποια στιγμή θα πάρετε μια συγκεκριμένη θέση, τότε θα λειτουργείτε συνειδητά. Είτε από την μια μπάντα είτε από την άλλη. Αυτά οι παρατάξει αυτέ είναι συνθέσει από τάσει. Οι οποίε έχουν πολλά κοινά μεταξύ του και τελικά έρχονται και δημιουργούν μια παράταξη. Αυτό είναι, δεν είναι αδελφότητα δηλαδή. Ναι, σωστά το σχέσεις, Φίλε, το εκθέτω και με λεπτομέρειε. Στο βιβλίο Μυστικός Ο Μυστικό ο Ρίτσαρντ Ντόκελ είναι από τα ε, πώς το λένε, εκλεκτικά στελέχη της ε, συνειδητό, φυσικά τη σκοτεινή αρνητική παράταξη. Και μάλιστα, ε, αν αύριο το πρωί και μια ανακοπή, θα κάνουμε και πάρτι. Τόσο βασμένος τόσο σκοτεινό τύπο είναι και τόσο κακό έχει κάνει και θα κάνει, άμα συνεχίσει να ζει. Λοιπόν, πάμε. Αυτή ένα είναι μια σκληρή, ίσω, αλλά δική μου άποψη. Ωραία, ο, ο, την απόψη σου θέλουμε να ακούμε, είτε είναι έτσι, αλλιώ δεν μπορούμε σε οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε ένα μουσικό διάλειμμα από τη φύλη και να γυρίσουμε να το μαζέψουμε σιγά σιγά. Παλιά στις τηλεοράσεις, από το πούτου, το, λε, το, λε. το πρόλαδος Γιώργο, που υπήρχε το μουσικό όραμα. Η έγραφε, ε, έπαιζε η ΕΝΕΔ ή η ΕΡΤ, ναι, και, ναι, ναι, ναι. και ξαφνικά έβγαζε μια καρτέλα και έλεγε «μουσικό διάλειμμα». Ναι. και όπως... έπρεπε να ας πούμε ένα ξέρω εγώ κάτι όπως το Είναι βουβό διάλυμα, εκπέμπουμε μουσική ναι όπως το βουβό κυματογράφω θυμάσαι ναι ναι ακριβώς έβγαινε το έπινε καρεδάκι έπινε και, και έλεγε τι θα που είσαι μεγαλύτερο αυτό να <laughs> πιο φρέσκο <laughs> ε πρόλαβα και το βουβό εγώ δεν τη λέξη να ξέρεις του βουβό έχω πολλές ταινίε. το ξέρω, Φιλικά, του ξέρω. γερμανικού εξπερσιονισμού Φανταστικού δηλαδή πράγματα, έτσι λοιπόν. του βιβλίου κινηματογράφου. Ε, εγώ είμαι υπέρ τη άποψη, συμφωνώ με αυτού που το πιστεύουν αυτό. Έχω, σχοληθεί, έχω σπουδάσει κινηματογράφο, ε, ότι ο κινηματογράφο τελείωσε το, 40, το 1940. Η τελευταία κινηματογραφική, αληθινή κινηματογραφική ταινία ήταν ο Πολίτη Κέιν, του Όρσον Βουέλ, το 1940. Και από τότε απλώ έχουμε κάποιε εξαιρέσει. Υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι σκηνοθέτε που έχουν κάνει αληθινό κινηματογράφο, αλλά είναι εξαιρέσει. Ενώ πριν το 1940. Ε, υπήρχε ο αληθινός κινηματογράφος και θα πρέπει να το σκεφτείτε αυτό που λέω και να το εξερευνήσετε λίγο κάποτε εσείς τουλάχιστον που είστε κινηματογραφό φίλοι Λοιπόν, πάρε μια ανάσα επαναρχόμεθα αγαπητοί φίλη. Είμαστε αγαπητοί φίλοι, σήμερα το βράδυ τρίτης 18 Οκτωβρίου του 2022 έχουμε συνδεθεί με το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό και τον Παντελήτο Γιαννουλάκη και τη συγκυβερνήτριά του σε μια συζήτηση μεταξύ μα. Και βεβαίω έχει γίνει εδώ ο πανικό και του φίλου μα ακούνε και έχουν θέσει τα ερωτήματά του. Παντελή, με λαμβάνεις? Σε λαμβάνει ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαστε εδώ, Όπω κάθε Τρίτη. Γύρω στι 10 έτσι και σήμερα, live, κάνουμε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Έτσι, με ανοιχτή συζήτηση, και δεχόμαστε και ερωτήσει των ακροατών. Να πω στου φίλου, λοιπόν, πριν ε, αναπτύξει τη σκέψη σου, ότι θα ετοιμάσω μια ομιλία να κατέβει στην Αθήνα ο Παντελή προ το τέλο Νοεμβρίου, αρχά Δεκεμβρίου και θα κάνουμε κι άλλε σε χώρο που διαθέτουμε. Ένα, και δεύτερον, να στηρίξετε του συγγραφεί, του φίλου που συνεργάζονται εδώ και έχουν βιβλιογραφία, έρχονται γιορτές και το καλύτερο δώρο πάντα ήταν είναι και θα είναι τουλάχιστον για το χώρο το δικό μας και την νόημοσύνη που διαθέτουμε αγαπητοί φίλοι ένα βιβλίο Λοιπόν, Παντελή το λόγο ε, Να πω ότι δυστυχώς ο χρόνος μιας εκπομπής δεν μπορεί να είναι απεριόριστος οπότε ζητώ συγνώμη από τους φίλους οι οποίοι έχουν καταθέσει ερωτήσεις που στο τέλος ίσως διαπιστώσουν ότι δεν προλάβαμε να τις πούμε. Θα τις κρατήσουμε όμως και να επανέρεσουμε. Βεβαίως. Θα θες. Εγώ θα, θα μπορώ να τι απαντήσω με πολλούς τρόπους. Ε, βλέπω εδώ μας έχει στείλει ένας, ένας φίλος μία ερώτηση. Ε, τι, ε, μάλλον, ε, θα ήθελα λέει να ρωτήσω, ο Χριστός ο Χρήστος, ο Χριστάρας την κάνει την ερώτηση, ναι. θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε κάτι για το σύστημα Dominion. Αυτό που χρησιμοποίησαν στις εκλογές στην Αμερική και νόθευσαν το αποτέλεσμα. Αλλά και σε άλλε χώρε χρησιμοποιείται. Και αν έχει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Ελλάδα για νοθεία. Ε, φίλε δυστυχώς εγώ δεν ασχολούμαι και τόσο με τα πολιτικά και πόσο μάλλον με τις πολιτικές διαδικασίες. Ε, οπότε μπορώ να σου μιλήσω μόνο όχι με κάποια ιδιαίτερη δική μου γνώση αλλά με την κοινή λογική. Τώρα, επίση, εγώ δεν δέχομαι και τον όρο κοινή λογική, με τη δική μου λογική, δηλαδή χρησιμοποιώ τη λογική μου μόνο. Ε, είναι ξεκάθαρο, εγώ ε, ε, ε, ε, ε, ε, προσωπική μου εμπειρία, όταν παρακολουθούσαμε παρακολουθούσα με την κυβέρνηση, εδώ, το μυστικό διευθυντικό σταθμό, τι Αμερικανικέ εκλογέ, που πεζόταν η φάση μεταξύ Τραμπ και Biden, ε, βλέπαμε τα αποτελέσματα τα οποία στέλνανε όλα τα εκλογικά τμήματα, και στα οποία βλέπαμε ότι είχε μια και μεγάλη υπέροχη μάχη στα και στο τέλο, αυτό απότομα μέσα σε 10 λεπτά ταυτόχρονα σε κάποιες πολιτείες ανατράπηκε με, ε, με, μια, με ένα κύμα πούμε, ψήφων υπέρ του Biden. που Αυτό δείχνει ότι γίνεται εκείνη τη στιγμή με τεχνητή παρέμβαση. Αυτή τώρα το δικαιολογήσαν αυτό ότι ήταν τα λεγόμενα ε, τα, ταχυδρομική ψήφη. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν υπάρχει πουθενά. Εκτό από την Αμερική, είναι καινούριο και στην Αμερική, να ψηφίσει το ταχυδρομείο. Γιατί μπορεί να. Καταλαβαίνετε. Μπορεί να το αλλάξει Να το αλλάξουν τα πράγματα. Α πούμε και να το αλλάξουν τους, πράγματα. Α και να το στον εαυτό του. Έτσι, μπράβο. <laughs> λοιπόν, αλλά Και ήταν ξεκάθαρο λοιπόν ότι έγινε νοθεία στι αμερικανικέ εκλογέ, αλλά αυτό το ξέρω σίγουρα, το είδα με τα μάτια μου. Είναι βρώμικα αυτά τα πράγματα και φαίνεται όταν συμβαίνουν. Εξόφθαλμα μάλιστα έγινε. Εξόφθαλμα έγινε το ξαναλέω. Και γι' αυτό και μπορώ και το ξέρω, επειδή έγινε εξόφθαλμα. Ε, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω ποιο είναι ο βαθμός της νοθείας αυτής. Ήταν μια μικρή νοθεία. Ε, ή, ή, ήταν μια ε, μεγάλη νοθεία η οποία έπαιξε μεγάλο ρόλο στο αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Για, αν ήταν, για παράδειγμα, μια προσπάθεια νοθείας η οποία δεν κατάφερε να αλλάξει ιδιαίτερα το εκλογικό αποτέλεσμα αλλά επειδή την εντόπισαν οι αντίπαλοι το, το φουσκώσανε για να πω ότι ήταν ο όλο από τη μια ή από την άλλη το άλλο σενάριο είναι όντως να επηρέασαν σοβαρά η νοθεία αυτή το εκλογικό αποτέλεσμα και όντω να έχουν το εκλογικο αποτελεσμα και όντω αυτοί που το λένε αυτό αλλά εμείς δεν το ξέρουμε τώρα με τη λογική μου τώρα μόνο έχω να σας πω αυτό τι λέει για την τεχνολογία Dominion ξέρω πιο πράγματα αλλά η ερώτησή μου είναι: Γιατί χρειάζεται μια ανώτερη τεχνολογία για τι εκλογέ, Δηλαδή οι εκλογέ πιο παλιά που δεν είχαν αυτέ τι ανώτερε τεχνολογίε, ήταν άκυρε, είχαν κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν σωστέ οι εκλογέ που γινόντουσαν επί τόσε αιώνε ή επί τόσε δεκαετίε, εν πάση περιπτώσει, α πούμε, πριν υπάρξουν αυτέ οι τεχνολογίε, τα τεχνολογικά συστήματα με τα οποία κάναν τι εκλογέ. Άρα, από την λογική μου και μόνο καταλαβαίνω ότι η τεχνολογία, η ύπαρξη τεχνολογίας εκλογές και δει μάλιστα upgrade τεχνολογία συνέχεια, ανώτερη τεχνολογία και πιο ανώτερη και πιο ανώτερη, όχι το, το σύστημα Dominion που λες φίλε, ε, τι σκοπό έχει. Σε ένα απλό πράγμα από τεχνολογίες εκλογέ κατά ψηφον; των ψήφων. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια ανώτερη τεχνολογία. Και μόνο η ύπαρξη λοιπόν μιας τεχνολογίας οποιασδήποτε, ηλεκτρονικής, δει μάλιστα μια ανώτερη τεχνολογία, αυτό από μόνο του, με την ύπαρξή του φωνάζει ότι είναι τρόπος να κάνει βασίες εκλογές. Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνετε τι λέω. Επιπλέον μου λέει εδώ η συγκυβερνήτριά μου ότι έχουμε ένα καινούριο νέο σε σχέση με τον Dominion. Ε, στην Κίνα συνελήθη ο CEO, ο πρόεδρος δηλαδή, της εταιρείας Dominion που δημιούργησε το λογισμικό των εκλογών αυτών. Ο αντίστοιχο δηλαδή στην Κίνα που εκπροσωπεί την Dominion συνελήφθη. Για πατεώνα στην Κίνα. Ε, φυσικά με το σύστημα αυτό θα ξαναγίνουν οι Αμερικανικέ εκλογέ από ό,τι έχω καταλάβει. Επομένω όλα αυτά είναι ύποπτα και μόνο με τη λογική. Δεν χρειάζεται να ξέρει κάτι και δεν ξέρω και κάτι παραπάνω. Οπότε κατά είναι αυτή πρόκειται. την έννοια, παντελή και φίλοι, θεωρητικά λέμε τη λέξη δημοκρατία δεν ισχύει πουθενά. Τέλο. Ναι. Ε, αν δεν του βολεύει το αποτέλεσμα δηλαδή. Δείχνουμε ότι μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων μπορούν να παρεύουν όπου θέλουν και να το αλλάξουν με τρόπο που να μην φαίνεται ή με τρόπο που να φαίνεται στου ειδικού των διάφορων πόστων, οι οποίοι όμω τα πόστα αυτά είναι δικοί του. Ένα πολύ σοβαρό παράδειγμα. Δηλαδή, στην... από πού θα φαίνονταν, σε έναν ελεκτή. Αν ο είναι δικό του, τελείω η ιστορία. Ακριβώ. Ένα σοβαρό Οπότε. παράδειγμα, παντελή και φιλή, αν δεν το έχετε αντιληφθεί, το λένε και τα νέα και γράφεται. Ε, χθεσινό προχθεσινό, για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ε, η ολομέλεια του Αριού Πάγου, δηλαδή του ανωτά του δικαστηρίου, δεν έχει πιο πάνω, με τελεσίδικη απόφαση αποφάσισε κάτι και συζητείται ήδη στην ελληνική δημοκρατία. Θα πέσουμε κατά τα γέλια δηλαδή, να βγει η υπουργική απόφαση για να, να αλλάξει την απόφαση του Αριού Πάγου. Τώρα, αν αυτό λέγεται δημοκρατία, να πάμε αλλού. Μην Καλά, τι λέγω τώρα, Γιώργο, εδώ πέρα έχει βγάλει του κόσμου της αποφάσης το Συμβουλίου τη Επικρατεία, οι οποίε δεν έχουν ακολουθήσει σε καμία περίπτωση. Έτσι, μπράβο. Μιλάμε τώρα γιατί αντίστοιχα ο Άριος Πάγος έχει καταδικάσει τα πάντα τα οποία μας έχουν επιβάλλε, τα μνημόνια ακόμα, ο Άριος Πάγος τα έχει καταδικάσει, δηλαδή το, δεν, αλλά δεν υπακούνε στο Συμβούλιο τη Επικρατείας και στον Άριο Πάγο, αλλά και στο Σύνταγμα το ίδιο οι πολιτικοί άρχοντες της Ελλάδας το και τουλάχιστον 15 χρόνια. Και οι οποίοι κάνουν κριτική σε άλλες δημοκρατίες που αμή τι άλλο είναι καλύτερε σαν τη δική μα. Λοιπόν... Ναι. Ο φίλος μου, για να δω ποιος είναι εδώ, ο Μινάς ρωτάει τον Παντελή, επειδή λέγαμε πριν για σκοτεινέ, παρατάξεις και φωτεινές, εάν γνωρίζει κάποιο όνομα κατά τη δική σου άποψη της φωτινής παράταξη Ναι, πολλά ονόματα και τα οποία θέλουν επεξήγηση όμως και τα έχω όλα μέσα στο και, και άλλα, θα πω και άλλα παρακάτω και εκτό του βιβλίου γιατί θα έχει μια συνέχεια το πράγμα. Mm. Ε, υπάρχουν όλα μέσα στο βιβλίο μου Ο Μυστικό Πόλεμο. Τώρα, εδώ ανήκω τη μεγάλη κουβέντα, γιατί θα πρέπει να λέω τα ονόματα, να εξηγώ διάφορα. Εντάξει, εντάξει. Σε διαβεβαιώνω ότι τα έχω μέσα στο βιβλίο Ο Μυστικό Πόλεμο. Αναφέρομαι σε πολλά. Και επειδή έχω πάρει και μία ερώτηση από τον συνταξιδιότη μου, τον Δημήτρη τον Τζακρινό. Ναι. Ε, που ρωτάει και λέει: Παντελή, πε για το επόμενο βιβλίο σου. Εδώ κολλάει. Οπότε, μπορώ να πω μια κουβέντα. Το βιβλίο που συγγράφω αυτή την εποχή και σύντομα θα είναι έτοιμο και θα βγει και έξω διαθέσιμο, είναι το δεύτερο βιβλίο του Μυστικού Πολέμου. Δηλαδή, ε, Μυστικός Πόλεμος, βιβλίο, δεύτερο. Ε, όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο ξέρει ε, ότι έχω κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια να συμπυκνώσω κάποια πράγματα. Ε. Ε, έτσι λοιπόν τα ε, ανοίγω περισσότερο. Γίνομαι ακόμη πιο επεξηγηματικός γιατί στο ενδιάμεσο είδα και... Κάποιε α πούμε απορίε ανθρώπων που είναι που μου λένε διάφορα και κατάλαβα ότι ε, ε, μπορούν να υποθούν και κάπως πιο επεξηγηματικά, πιο λεπτόμερος κάποια πράγματα που θύγω συγκεκριμένα που θύγω στο Μυστικό Πόλεμο τα οποία ε, αν το ήξερα από πριν ότι δεν τα πιάσανε θα μπορούσα να τα καλύτερα ακόμα. Και αυτό θα το επιχειρήσω μαζί με πράγματα που δεν έχω πει, δίσταζα το πούμε να τα πω αυτά σε αυτό το δεύτερο ε, βιβλίο για το Μυστικό Πόλεμο, το οποίο συγγράφω αυτή την εποχή και είμαι μάλιστα στη ε, διαδικασία τη ολοκλήρωση κιόλα του βιβλίου, το οποίο σύντομα θα εμφανιστεί το δεύτερο βιβλίο του Μυστικού Πολέμου. Οπότε, Δημήτρη, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο μου. Ο... Ε, και επίση, μια τελευταία ερώτηση, Γιώργο, που, που ναι. μου στέλνει ένα φίλο. Ναι. Ε, και μετά σε... μπορεί να ρωτήσει αυτό που ετοιμάζει. Ναι. Ε, Λέει, ε, είχα δει λέει, κάποτε στο YouTube ένα ντοκιμαντέρ με τη ζωή του Φων όπου του Βέρνερ Φων Μπράουν, του επιστήμονα, του Γερμανού, ε, στο διαστημικό πρόγραμμα. Όπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο τύπο μαθήτευσε, σαν να λέμε postgraduate, δηλαδή μεταπτυχιακό, σε κάποια περιοχή του Τέξα, με έναν που δεν θυμάμαι το όνομά του καθηγητή, με αντικείμενο του πυράβλου. Προφανώ κατόπιν αυτό εξετέλεσε την αποστολή του και μετά την ολοκλήρωσή τη. Ο επενδυτή μάζεψε πίσω τα assets του. Έχει πέσει, λέει, ποτέ αυτό είναι αντίληψή σου. <κυρίζει> ναι. Λοιπόν, με δύο λόγια, φίλε, είναι μεγάλο, μεγάλη συζήτηση ο Βέρνερ Φον Μπράουν και τα, αυτά που συνδέονται με αυτόν. Αλλά με δύο λόγια, φίλε, όχι, αυτά που λέει αυτό το ντοκιμαντέρ είναι προφανώ ψέματα. Δεν ξέρω λάθη ή κάτι κατάλαβε εσύ λάθο. Ε, ο Φον Μπράουν ήταν καθηγητή ο ίδιο. Δεν, δεν έκανε μεταπτυχιακό στο Τέξα. Τον πήρανε, ήταν. Ε, μέλος των επιστημόνων των ΕΣΕΣ ήταν ο, από τους επικεφαλείς του Πίνε Μούντε βλέπετε την εκπομπή ολόκληρη την χωρίς λογοκρισία που έχω κάνει πρόσφατα με τον Βασίλη Μπαντίδη για τα μυστήρια των Ναζί υπάρχει διαθέσιμη στο καναλάκι που έχουμε στο YouTube του Trainz, εκεί την έχουμε ανεβάσει στο YouTube αυτή που έχει ανεβάσει ο Βασίλης στον κώδικα μυστήριων είναι λογοκριμένη εξαιτία του YouTube την ε, έβαλα κι εγώ προχθ αυτό έγινε στα, στα πλαίσια του, του, του, του Operation Paperclip, επιχείρηση Paperclip. Πήρανε οι Αμερικανοί, όλους τους Γερμανούς επιστήμονες, του Ναζί από τη Γερμανία με αυτή την ειδική επιχείρηση Paperclip, ήταν περίπου 2.000 ε, επιστήμονες Γερμανοί οι οποίοι ε, πολλοί από τους ανάμεσα τους ο Φόν Μπράουν, ήταν υπεύθυνοι για το πρόγραμμα του V2, δηλαδή τους πυράβλους γιατί του τους, πυραβλ, στα τεχνολογία του εφήβραν αυτοί οι άνθρωποι, οι Ναζί, κατά τη, λίγο πριν το, και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή ήταν η πρώτη πύραυλη, η Β1 και η Β2. Ο Βέρεν Φον Μπράουν, λοιπόν, είναι ένα εκ των δύο δημιουργών του ε, πυραβλικού προγράμματο των Ναζί. Τα Β2, με αυτά που βαρδίζαν το Λονδίνο. Αυτόν λοιπόν, τον Φον Μπράουν και όλου του άλλου, όλο το πρόγραμμα, το Β2. Και άλλου πολλού επιστήμονε κατά τη διάρκεια του Operation Paperclip του πήρανε οι Αμερικανοί στην Αμερική και αναπτύξανε του πρώτου πυράβλους, Του πρώτου βαλιστικού πυράβλους, όπω του ξέρουμε σήμερα. Επίση, το, τον πρώτο πύραβλο που, που, που ε, ε, έστεισε τον πρώτο δορυφόρο τον Explorer 1 οι Αμερικανή, του Phon Brown Και επίση όλη τη σειρά των πυράβλων Saturn. Χρόνο, πύραβλη Κρόνο. Και επίση όλο το διαστημικό πρόγραμμα Apollo έγινε. Με τον Φον Μπράουν, ο Φον Μπράουν τα έκανε. Ήτανε καθηγητής ο Φον Μπράουν, δεν ήταν μεταπτυχιακός στην Αμερική, έχερε πολύ μεγάλου σεβασμό. Δεν, ε, δεν ζούσε στο Τέξας που λες. ζούσε στην Αλαμπάμα ε, και μάλιστα ε, είναι και ένας από τους δημιουργούς στην ουσία της ΝΑΣΑ και ο σημερινός ή μέχρι πρότυνος, ε, ε, συγγνώμη λάθος, ο διευθυντή του προγράμματος Apollo ήταν ο Σαν Πφίλιπς. Ο Σαν Πφίλιπς έχει δηλώσει ότι αν δεν υπήρχε ο Βέρνερ Φόν Μπράουν δεν θα πηγαίναμε ποτέ στη σελήνη. Δηλαδή το ευθύνουμε σε αυτόν, επειδή αυτός έκανε τους πειράγους. Ε, επομένως, επομένως όχι, ε, υπάρχει ένα φοβερό παρασκήνιο με τον το Φόν Μπράουν που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λες φίλε, ε, ότι ήταν μετατύχειακος το Τέξα και ότι υπήρχε κάποιο. Πίσω από αυτόν που ήταν μέντορα του ή επενδυτή του κτλ. Και αυτά προφανώ τα είδε σε ένα από αυτά τα αρλομπολογικά YouTube ντοκιμαντεράκια. Δεν ισχύει. Ε, δεν είχε κανένα τέτοιο. Ο Φων Μπράουν ήταν τέτοιο. Δεν είχε αυτό τέτοιον. Να πούμε εδώ. Ε, Παντελήφθη. Ο οποίο ήταν μεγάλη προσωπικότητα, φοβερό επιστήμονα εννοείται. Ήταν κολλητό με, με μεγάλε προσωπικότητε στην Αμερική γιατί έζησε εκεί πάρα πολλά χρόνια και είναι Ήτανε κολλητός με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ήταν κολλητός με τον Σαλβαντόρ Νταλή, ήταν κολλητός με τον Γουαλτινίδη. Είχε πολύ περίεργε παρέε ο Φων Μπράουν. Ε, πολλά μπορώ να σα πω γι' αυτόν. Και ήταν πάρα πολύ ψαγμένος τύπο. Και ζούσα στην Αλαμπάμα, όχι στο Τέξα, δεν είχε πάει ποτέ το στο Τέξα. Μια φορά μόνο πήγε στο Τέξα, για μερικέ μέρε, όταν, όταν, όταν άρχισε να γίνεται θρησκευόμενο. Και πήγε εκεί σε μια εκκλησία στο Τέξα και βαπτίστηκε χριστιανό. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά ήταν πολύ θρησκευόμενο χριστιανό. Οπότε στο τέξι έχει πάει μόνο για να βαπτιστεί στο Ελπάσο, σε αυτή την εκκλησία των Ευαγγελιστών. Μετά έγινε επίσκοπαλο χρι, χριστιανό με τα χρόνια. Ε, και ήταν πολύ θρησκευόμενο, πολύ φιλοσοφημένος, πολύ ωραίο τύπο. Δεν είχε συμμετάσχει ο άνθρωπο ε, ε, σε τίποτα ιδιαίτερα ε, τρομερό που θα μπορούσε να τον κατηγορήσει άμεσα, αν και είχε συμμετάσχει βέβαια και δημιουργία του βεδίο, η οποία του υπήρχε τόσο πολύ κόσμο, όπω κόσταν πολύ κόσμο και όλα τα πυρωματικά στο δεύτερο Λοιπόν, ε... Να πούμε εδώ να θυμίσουμε αγαπητοί τη ότι όταν πέσει η Γερμανία, η μισή πήγαν όπω έλεγε τόση ώρα όπου παντελεί στην Αμερική επιστήμονε. Η άλλη μισή του πήραν η Ρόση. Και έτσι δημιουργηθήκαν λοιπόν, τα τον ίδιο. Ναι. Και το αυτό πήραν οι Αμερικάνικο. Ειδικά εκεί το πηρεμούν τα βεδία του διαδικασία τα πήραν οι Αμερικάνικο. Πήραν και κάποιο οι δρόσιώμε και συλάβαιναν και πήραμε το ζώο. Οι, στο Operation Paperclip κάπως του πήραν με το ζόρι από τη μια αλλά από την άλλη στην Αμερική τους δώσανε σπίτια λεφτά, του κάναν πλούσιους ε, τους ναι, κάναν ναι. Αμερικάνους και τα, έτσι τα έχουμε τα διαστημικά και, και ζήσαν οι άνθρωποι μέχρι τα υπαθιά του γεράμα, τα Αμερικανοί πλέον πλούσιοι, κουλουπού κουλουπού ενώ στην Σοβιτική Ένωση τους καθαρίζανε μετά τους είχανε άλλη εποχή, ναι, τους, σωστός σε σταγκούλαγ λοιπόν μια και είμαστε σε αυτή τη στιγμή και την περίοδο, ο φίλος μου ο Στάθης, μάλλον είναι από τη Γερμανία ο Στάθης, ρωτάει, ο Μέγκελε ήταν μέλος της Ανενερμπέ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όχι. Ο, ο Μέγκελε δεν ήταν μέλος της ερευνητικής αυτής πολιτιστικής ε, οργάνωσης πανεπιστημιακού τύπου που, που είχαν δημιουργήσει τα ΕΣΕ και κάναν τις εξερευνήσει για την Ατλαντίδα, για την κουφιαγή, για το Θιβέτ, για το... Τι Για γιατί δεν έχουν κάνει, εγώ του θαυμάζω πολύ. Φοβερέ yeah. έρευνε έχει κάνει έναν Ερμπε. Ο ντόπτορ Γιώργο Μέγκελε ήταν ένα εγκληματία κατά τη ανθρωπότητα. Ήταν ένα παρανοϊκό τύπο, ο οποίο ήταν αυτό που έκανε πειράματα στου εχμαλώτου που είχαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεω. Να φέρω παράδειγμα τα πειράματα, γιατί αυτά έχουν γίνει λίγο μυθοποιηθεί, ενώ στην πραγματικότητα τι κάνανε αυτοί, έλεγε Μέγκελε. Δεν έχουμε την δυνατότητα να δούμε τι προκαλεί η χλωρίνη στον ανθρώπινο οργανισμό. Τώρα όμω που έχουμε όλου αυτού εδώ του αστροτόπου συγκεντρώσεων, μπορούμε να κρεματιστούμε να δούμε τι κάνει. Οπότε, για να πάρουμε έναν άθλημα που κάνουμε, α πούμε, μια ένεση χλωρίνη, τι θα πάθει. Σημειώνανε. Έγινε μπλε, έπεσε κάτω, έπεσε στο στόμα και πέθανε σε δύο ώρε. Ωραία. Είναι επιστημονικό συμπέρασμα αυτό το οποίο δεν μπορούσαν να το κάνουν και τώρα με τα αστροτόπου συγκεντρώσεων μπορούσαν. Και άρχισε λοιπόν να λέει, άμα πάρουμε το έμβριο. Από αυτή την έγκυο και το κάνουμε έτσι, το κάνουμε. αλλιώς τι θα γίνει, θα βγάλει δύο κεφάλια κλπ. Και, και, και έκανε τέτοια πειράματα αυτό ο παρανοϊκός τύπος Ο οποίο είναι θρηλικός γιατί. Διότι με την πτώση του καθεστώτος και που κατακτήθηκε η Γερμανία από του Αμερικανού και του Σοβιετικού, αυτό και πολλοί άλλοι βέβαια την κοπάνισε και κατάφερε και πήγε στην Αργεντινή και από εκεί στη Βραζιλία. Και έζησε μέχρι τα γεράματα και τον ήταν ο πιο επικηρυγμένο ναζί του κόσμου αυτό μαζί με κανένα δυο άλλου. Και δεν κατάφερα να τον πιάσουν. Άλλαξε ταυτότητε, άλλαξε αυτά. Έζησε μια ολόκληρη ζωή στη Βραζιλία, ώσπου <κοί> πέθανε εκεί πέρα, α πούμε, κτλ. Και, και, και δεν κατάφερα να τον πιάσουν. Και επειδή δεν τα κατάφερα να τον πιάσουν, και ήταν, α πούμε, υπόθηκαν πολλά για αυτόν στη δίκη τη Δεβέργη, από τα θύματα του, έμεινε θρυλυκό. Υπάρχει και μια φοβερή, ένα φοβερό βιβλίο του Ήρα Λεβίν, που λέγεται Τα παιδιά από τη Βραζιλία. Το οποίο έχει γίνει και πολύ ωραία κινηματογραφική ταινία με τον Γκρέγορη Πέκ, που παίζει τον Μέγκελε. Οπότε δείτε την ταινία «Τα παιδιά από τη Βραζιλία» ή διαβάσετε το βιβλίο του Ήρα Λεβίν το, ε, «Τα παιδιά από τη Βραζιλία» που είναι μια φανταστική, βέβαια, ε, εξέλιξη της ιστορία του Μέγκελε. Ε, ότι κάνει, γιατί ο Μέγκελε πνευματιζόταν και με την κλωνοποίηση στις αρχές αυτή τη σύλληψης περί κλόνων. Και η ταινία δείχνει ας, ότι εξελίσσεται την κλωνοποίηση στην Βραζιλία και ότι προσπαθεί να τσέξει ένα κόμμα του Χίτλερ. Και άλλα τέτοια. Αλλά τέλο πάντων δεν ισχύει δηλαδή. Αλλά τέλο πάντων είναι μια πολύ ωραία ταινία που δείχνει και θα δείτε και το χαρακτήρα του Μέγκελερ που το έχουν μελετήσει αυτή. Αυτό. Λοιπόν, ποιο κομμάτι θες να βάλουμε τώρα, ή να βάλω εγώ ένα δικό μου, τι θε, ε, Γιώργο, μου, να βάλουμε. Ό, πριν πεις. κάνουμε την τελευταία μα κουβεντούλα και κλείσουμε, ε, να βάλουμε. Ένα κομμάτι από το playlist που έχουμε στο διασημικό, στο μυστικό διαστημικό σταθμό, mm, το οποίο είναι το ε, ε, 7. Το 7, ωραία. Είναι το Attack of the Ghost Riders. Oh. Το εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα από το μυστικό διαστημικό σταθμό και από την συγκυβερνή μου εδώ. Something like that. Αλμπέντο 14, τελειακό μυστικός διαστημικός σταθμός κάθε τρίτη βράδυ. Σήμερα η εκπομπή ήταν ε, interactive θα έλεγα και τα λοιπά. Πολλές ερωτήσεις, ωραίες αναλύσεις. Θα παιχτεί σε επανάληψη αμέσως αφού τελειώσουμε. Για φίλους που μπήκανε εκ των υστέρων μέσα και όχι μόνο. Και Παντελήμ, με ακούς. Ακούει ο Αλπίτο, ναι. Μια χαρά Μια χαρά. Λοιπόν. Ακούμε από το μυστικό διαστημικό σταθμό φίλε Έτσι μπράβο Λοιπόν θέλω να κάνω κι εγώ μια ερώτηση όμως τώρα Που yeah, συμπυκνώνει και τις αναλύσεις που έκανες Και τι ερωτήσει των φίλων και λοιπά, Και να το πάμε στην τρέχουσα Καθημερινότητα που εισπράττουμε όλοι καθημερινά Από φημερίδες, περιοδικά, τηλεοράσεις και λοιπά Και τα δελτία ειδήσεων Και επειδή μιλάμε και μέσα εκεί αναφέρθηκε και για το βιβλίο σου Ο Μυστικός Πόλεμος ο τρέχον πόλεμος που κρατάει δέκα μήνες κοντά και από ό,τι λένε οι γεωπολιτικοί αναλυτές θα κρατήσει κι άλλο ε, είναι μυστικός, προϋπήρχε η μυστικότητα και βγήκε μπροστά η εικόνα που βλέπουμε Τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή έχεις και τέτοιες απόψεις και ήθελα να την ακούσουμε την απόψη σου Παντελή Ναι και εγώ θα ήθελα και τη δική σου άποψη επίση να ακούσω ναι, οπότε εσύ του λέω ο... πράγματα για τη δική μου και μπορείς και εσύ θέλω να το Βεβαίω, βεβαίως γιατί οι φίλοι που είναι μέσα ε, θέλουν να ακούνε και τι απόψει των ανθρώπων που αγαπάνε και τους ακούνε κάθε βράδυ λοιπόν, λέγε. εντάξει ναι ας κάνουμε λοιπόν με αυτό έναν επίλογο σε σημερινή εκπομπή ναι ναι, ναι. Ε, λοιπόν κοιτάξτε ναι ο πόλεμος αυτός προέρχεται εν τη γενέση του από το μυστικό πόλεμο για να μπορέσετε να το διερευνήσετε αυτό θα πρέπει να διερευνήσετε τις δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά θα πρέπει να διερευνήσετε τα λεγόμενα γεράκια των Αμερικάνων, ειδικά τα λεγόμενα του Μπρεζίνφκι, ο οποίος είναι από τους ε, παλαιότερους λίγο πρωταγωνιστές του Μυστικού Πολέμου από την πλευρά της Αμερικής αυτά τα πολεμικά πράγματα. Και από την άλλη πάντα θα πρέπει να διερευνήσετε σε επίπεδο, θα βρεθείτε κατευθείαν στα, στα πεδία του Μυστικού Πολέμου αν ευρύνεστε λίγο για τον Αλεξάνδερ Ντούγκιν ο οποίος είναι ο Μεκίνας, ο, ο μέτρ πώς το λένε ο, το, ο, ο, ο, ο δάσκαλο του Πούτιν Πρόσφατα μάλιστα α, εσείς που το ξέρετε θα θυμηθείτε ότι του σκοτώσανε την κόρη του έτσι ακριβώς για να τον προβληματίσουν. δηλαδή αντί να κάνουνε δολοφονία στον Πούτιν ή στην κόρη του Πούτιν την κάνανε στον Ντούγκυν και μάλιστα υποτίθεται λένε ότι ήταν απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Αλεξάνδερ Ντούγκυν και επειδή στο αυτοκίνητο μπήκε η στην κορη του πουτιν την κανανε στον Τουγκίν και μαλιστα υποτιθεται λενε οτι ηταν αποπειρα δολοφονιας εναντιον του αλεξανδερ ντουγκυν και επειδη το αυτοκινητο μπηκε η κορη του και την πάτησε η κόρη του ενώ εγώ πιστεύω ότι στοχεύανε την κόρη του για να τον προβληματίσουν ο Αλεξάνδερ μια και τον ανέφερα είναι ένας φιλόσοφος στη Ρωσία γεωπολιτικός ο οποίο είναι αυτός που έχει βγάλει όλα τα θεωρήματα του γιατί πρέπει η Ρωσία να κινήσει έτσι. Και λέει και πολύ περισσότερα. Μάλιστα, για να καταλάβετε ότι ανήκει στο, στα πλαίσια του μυστικού πολέμου ο Ντούγκιν, θα το βάλω και στο Facebook να σας βοηθήσω να το βρείτε και τις φωτογραφίες σχετικές τι έχω εγώ. Έχω και το βιβλίο. Ε, το τελευταίο του βιβλίο λέγεται The Great Reset vs. The Great Awakening. Δηλαδή, το Great Reset εναντίον της μεγάλης αφύπνισης. Η λέξη μεγάλη αφύπνιση είναι η ατάκα που χρησιμοποιεί ε, έναντι του Great Reset η φωτεινή θετική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο. Από αυτό και μόνο δηλαδή, τίποτα να μην ξέρει, από τη στιγμή που, αν έχει υπόψη στο λίγο τον Αλεξάνδρ Ντούγκιν και δει ότι έχει γράψει πρόσφατα ένα βιβλίο το οποίο έχει αυτό το τίτλο, The Great Reset vs. The Great Awakening, ε, καταλαβαίνει ότι φυσικά είναι ένα βιβλίο για το Μυστικό Πόλεμο εννοείται αυτό, έτσι. Κατευθείαν. Πρέπει να το διαβάσετε δηλαδή. Ε, και επομένως να λοιπόν ένα δείγμα σα δείχνω με αυτά τα ονόματα που ανέφερα που, αν, που είναι πόρτες δηλαδή σα τα καταδεικνύω σαν πόρτες αν ανοίξετε αυτές τις πόρτες ονόματα και τα ψάξετε και μπείτε σε αυτό το μονοπάτι θα βρείτε και άλλα ονόματα και άλλους και άλλα ιδέε, πληροφορίες, γνώσει κλπ και, και θα βρεθείτε με αυτόν τον τρόπο στα πεδία του μυστικού πολέμου δηλαδή underground, στο παρασκήνιο πίσω από το κρουτίνα που λέει ο Γιώργο. Ε, τώρα, ε, ο πόλεμος φυσικά που βλέπετε αυτή τη στιγμή δεν είναι μυστικός έτσι, Απλώς μιλάω για το παρασκήνιο του Ή ε, ένα κομμάτι αυτό του παρασκήνιου του ε, Κοιτάξτε, η ενα κομματι του παρασκηνιου του κοιταξτε η δικη μου άποψη για τον πόλεμο που παρακολουθούμε τόσο καιρό στην Ουκρανία Είναι η εξής, θα σας την πω με δύο λόγια Είναι απλή, τελείως Και είναι η εξή. Ένας πόλεμος, επειδή γνωρίζω πολλά για τον πόλεμο γενικά, ένας πόλεμος δεν παίζεται, θα σας πω δύο πτυχέ των πολέμων γενικώς, που δεν συζητήσεται από κανέναν. Οι πόλεμοι δεν παίζονται με τα τάγκς, στα αλήθεια, ή με, τα, με τις μάχες και με τις απώλειες και με όλα αυτά που γίνονται. Οι πόλεμοι γίνονται για λόγους διπλωματικούς. Δηλαδή, ο πόλεμος να προκαλέσει μια τόσο μεγάλη πίεση, ώστε να αναγκαστούν οι δύο πλευρές... Να πάνε σε μια διπλωματική λύση του πολέμου. Και όταν καθίσουν στο τραπέζι, τα κεκτημένα που έχει ο καθένα στον πόλεμο είναι τα χαρτιά που θα χρησιμοποιήσουν για τη συζήτηση. Να σα φέρω ένα παράδειγμα. Από τη στιγμή που οι Τούρκοι βάλανε στρατό στην Κύπρο, έχουν στρατό μέσα. Αυτό είναι διεθνή νόμο. Αφού υπάρχει στρατό μέσα, τελείωσε. Δεν φεύγουν αυτοί από είναι δικό του. Γιατί βάλανε στρατό. Νικήσανε σε κάποιο πόλεμο δηλαδή. Όταν μετά θα καθίσει μαζί με του Τούρκου να συζητήσει. Αυτοί στη διπλωματική του συζήτηση θα χρησιμοποιήσουν το γεγονό ότι έχουν στρατό στην Κύπρο. Και ότι έχουν άρα, αβαντάζουν να μιλάνε διπλωματικά για το ζήτημα Κύπρο. Καταλαβαίνετε? Και γι' αυτό δεν λύνεται το Κυπριακό. Επειδή ισχύει αυτό το πράγμα που σα λέω. Σα φέρω ένα παράδειγμα, γιατί κάτι ανάλογο ισχύει και στην, στην Ουκρανία. Λοιπόν, ε, επομένω, η πόλεμη είναι ένα πόλεμο διπλωματικό, ο οποίο δεν τα καταφέρνει για αυτόν που θέλει να πετύχει αυτά που θέλει και φτάνει στο σημείο να κάνει πόλεμο για να ενισχύσει τον διπλωματικό πόλεμο τον οποίο θα κάνει μετά. Αυτός είναι ένας λόγος που γίνεται η πόλεμοι. Ένας δεύτερος λόγος που δεν παίζεται με τα τάξη και με τους πυράβλους και με τις απώλειες και τις μάχες είναι τα λεγόμενα logistics. Δηλαδή και συγκεκριμένα τα οικονομικά logistics. Δηλαδή αυτό που μετράει σε έναν πόλεμο αν εμεί αύριο το πρωί θελήσουμε να κάνουμε παράδειγμα που το συζητάνε όλοι οι θα θέλουμε να κάνουμε ένα πόλεμο με την Τουρκία, ποίο είναι το πράγμα που μετράει στον πόλεμο αυτών, πόσα πλοία έχουμε, πόσα αεροπλάνα, πόσο στρατό, πόσο μάγκες είμαστε εμείς i είναι μάγκες οι Τούρκοι, ποιο είναι το ηθικό, ποιο είναι οι σύμμαχοι, τίποτα από όλα αυτά δεν μετράει. Αυτό που μετραει στον πολεμο αυτόν; ποσα πλοια εχουμε ποσα αεροπλανα ποσο στρατο ποσο μαγκες ειμαστε εμεί ειναι πόσα ειναι οι συμμαχοι τιποτα απο ολα δεν έχουμε για να κάνουμε πόλεμο πόσο καιρό. Αυτό είναι αυτό που καθορίζει τον πόλεμο. Επομένω, αν από το πρωί ξεκινήσει ένα πόλεμο, γι' αυτό όλοι λένε ότι θα κρατήσει δύο μέρε, τρει μέρε, μια εβδομάδα κλπ. Και, και λένε κάτι τέτοιο, γιατί γνωρίζουν ότι δεν έχουμε λεφτά για να κάνουμε περισσότερο πόλεμο. Ούτε οι Τούρκοι έχουν, γιατί βρίσκονται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Επομένω, τα πάντα στον πόλεμο μετράνε από το πόσο χρόνο μπορεί να κάνει πόλεμο. Τώρα, αν θέλει τώρα να εξασθενήσει έναν εχθρό σου, τι κάνει, του. Κυρίτη έναν πόλεμο με διαμέσου κάποιου άλλου. Παράδειγμα, Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ με ποιο πολεμούσαν εκεί. Στην αρχή πολεμούσαν οι Γάλλοι. Με ποιου? Με του Βιετκόγκ. Με του κομμουνιστές του Βιετνάμ. Ποιοι ήταν από πίσω? Οι Σοβιετικοί και οι Κινέζοι. Καταλαβαίνετε. Επομένω, πολεμούσαν εξ αντιπροσώπου δηλαδή. Δεν μπορούσαν να πολεμήσουν απευθεία του Σοβιετικού ή απευθεία του Κινέζου, αλλά αναμετριόταν στο Βιετνάμ. Αντίστοιχα τώρα και εδώ γίνεται το ίδιο. Είναι το Βιετνάμ των Ρώσων τώρα αυτό, του οποίου του έχουν παρασύρει η Δύση. Στην πραγματικότητα του στριμώξαν τόσο πολύ, όπω σε μια παρατήδα σκάκι που θέλει να πάρει στο βασιλιά, αρχίζει και το στριμώχνει σιγά-σιγά. Οπότε ο αντίπολος αρχίζει και κάνει αναγκαστικέ κινήσει για να υπερασπιστεί στο βασιλιά του. Αυτό έκανε και ο Πούτιν. Δεν θα μπορούσε να κάνειλιό. Θα τον είχαν στριμώξει Δεν θα μπορούσε μετά να κάνει κίνηση. Οπότε το πρόλαβε και έκανε αυτό κίνηση. Στο σκάκι αυτό. Αυτή η ιστορία τώρα γίνεται για να τον εξαντλήσουν, δηλαδή για να βάλουν τη Ρωσία μήνε και μήνε και χρόνια και χρόνια να πολεμάει εκεί πέρα. Και καταλαβαίνετε, ένα πόλεμο, το οποίο εμεί θα μπορούσαμε να τον κάνουμε μόνο για μια βδομάδα, οι Ρώσοι που είναι πιο high, και έχουν και πιο στρατό και πιο αυτό κτλ. Και, και είναι πιο έτοιμο πόλεμοι ενδεχομένω από εμά, γιατί είναι και μια μεγάλη δύναμη, υπερδύναμη, κουλουπού, υποτίθεται ότι έχουν τη δυνατότητα να τον κρατήσουν επιμήνε τον πόλεμο. Και αυτό είναι και ο λόγος που ποτέ δεν το ονομάσανε πόλεμο και το λένε στρατιωτική επιχείρηση. Ειδική περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, επομένως αυτό που γίνεται λοιπόν είναι να εξαντληθεί οικονομικά η Ρωσία. εξάγοντας δια, δια, δια, τον πόλεμο αυτόν πρώτον και δεύτερον να ενισχυθεί αυτή η εξάντληση οικονομική της Ρωσίας με τα υποτιθέμενα αυτά μέτρα που βάλανε εναντίον της Ρωσίας. Τα, τα οποία γίνανε αυτά, Ακριβώ. Τα οποία πολλά από αυτά όμω οι μάγκε οι Ρώσοι μα τα γύρισαν μπούμεραγκ. Ναι. Και σα είπα και σε άλλε φορέ που έχω συζητήσει τέτοια πράγματα, πόσο πρόχειροι είναι επίση όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά στον κόσμο, και ότι οι σεναριογράφοι του δεν είναι καλοί. Δεν είναι οκ. Okay, κάνουν βλακίε. Και ενδεχομένω να είναι και βλακία του σεναρίου. Δηλαδή να την πατήσαν από γκάφο από μόνο του. Και όχι να του την ο Πούτιν τον μπούμεραγκ. Το μπούμεραγκ έγινε από μόνο του. Έτσι. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν ο συνδυασμό αυτό, το να κάνει συνέχεια ένα πόλεμο και να ξοδεύει από τη μια και από την άλλη να κάνουν αυτά τα embargo και αυτά τα μέτρα έχουν σαν σκοπό να εξαντλήσουν οικονομικά τη Ρωσία ώστε να καταρρεύσει. Και τελικά είτε θα να καταρρεύσει η Ευρώπη. Ναι, είτε να καταρρεύσει ο Πούτιν ο ίδιο, είτε να καταρρεύσει και η Ρωσία όλη. Ναι. Αυτό είναι ο στόχο. Τώρα η ενδιάμεση παράπλευρη απώλεια, επειδή το κάνουν οι Αμερικανοί για κύριο λόγο αυτό. Είναι με ένα μπάρου δύο τριγόνια. Να καταρρεύσει και η Ευρώπη και να μπορούν οι Αμερικανοί να έχουν κατεκτημένοι και οικονομικά και υποστηρικτικά και την Ευρώπη. Μέσω του ΝΑΤΟ, μέσω ξελογότου, το ένα, το άλλο, και χίλια συζήτηση. Αυτό το απλοϊκό τώρα που θέλω να σα πω είναι το εξή. Ότι αυτό τι σημαίνει, παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχίσει αυτή η ιστορία για αρκετά ακόμα, θα γίνει πυρηνικό πόλεμο. 100%. 1000%. Για ποιο λόγο διότι οι πυρηνικές βόμβες και οι πυρηνικοί πύραυλοι δεν κοστίζουν τίποτα. Τους έχουν ήδη κατασκευασμένους και κάθονται. Επομένως, εάν φτάσουν στο σημείο να μην έχουν άλλα λεφτά για να κάνουν το πόλεμο, θα ρίξουν πυράυλους. Το καταλαβαίνετε? Για αυτό το λόγο και μόνο. Γιατί δεν στοιχίζουν οι πύραυλοι. Και είναι επιπλέον και καθοριστική στο αποτέλεσμα. Επομένως, Εάν τώρα αυτό το πράγμα τώρα, δεν θα το κάνουν τελευταία στιγμή. Δεν θα πούνε άδειασε ο κουμπαρά μηδέν, άρα ή παρατημαστε ή ρίχνουμε πυράβλους, Θα το κάνουν πολύ πιο πριν. Θα πούνε μ, ο κουμπαρά άμα συνεχίσουμε έτσι σε ένα μήνα από τώρα θα έχει αδειάσει. Επομένω, τώρα ρίχνουμε του πυράβου, να μην χάσουμε και τα λεφτά. Αυτό είναι το, το η κοινή λογική, το, η απλή λογική το λέει αυτό που την οποία χρησιμοποιώ. Ε, όσο βλέπετε λοιπόν ότι κρατάει ο πόλεμο, τόσο πιο πολύ πιέζεται στην ουσία. Η Ρωσία να ρίξει πυρηνικά. Γιατί τα πυρηνικά δεν κοστίζουν, τα έχουν ήδη φτιαγμένα, έτοιμα και κάθονται. Αυτό σημαίνει τι, Αυτό κατευθείαν σα... σα δημιουργεί μια παράξενη ερώτηση. Μα καλά, ε, δε... το ξέρει εσύ, Γιάννουλάκη, και δεν το ξέρουν οι Αμερικάνοι ή οι Ευρωπαίοι ότι άμα πιεστούν τόσο πολύ στο τέλο θα ρίξουν πυρηνικά. Α πούμε, και εδώ είναι η ερώτηση πραγματικά παράξενη. Ναι, το ξέρουν όπω το ξέρω και εγώ, το ξέρουν και αυτοί, εννοείται. Επομένως τι κάνουμε εδώ. Βλέπουμε λοιπόν μια προσπάθεια να γίνει ένας περιορισμένος πυρηνικό πόλεμος τον οποίο θα κάνουν οι Ρώσοι. Το πρόβλημα τώρα ενό τέτοιου πυρηνικού πολέμου είναι εάν θα είναι αυτός ο πόλεμος με μικρά τακτικά πυρηνικά όπλα δηλαδή παράδειγμα, ρίξουν οι Ρώσοι στο Κίεβο μια μικρή, ένα μικρό τακτικό πυρηνικό όπλο. Εντάξει. Και τι θα γίνει μετά από αυτό θα τα ανταπαντήσουν με πυρηνικά δεν έχει πυρηνικά η Ουκρανία να το ανταπαντήσει, το κάνει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ με ποια δικαιολογία θα το κάνει όμως. Δεν, δεν, δεν έπληξε στόχο του ΝΑΤΟ. Ε, επομένως, ένας επεκταμένος πυρηνικό πόλεμος τώρα... θα στραφεί εναντίον των Αμερικανών 100%. Γιατί, για ένα και μόνο λόγο. Πολύ απλά, πάλι πολύ απλά. Εάν ε, φανταστείτε ότι, ότι ρίχνουν 100 πυρηνικού πυράβλους οι Αμερικανοί... Και 100 πυρηνικούς πυράσεις, λέμε τώρα 100 total war, έτσι, φανταστικό σενάριο. Θα γίνει κανονικός παγκόσμιο πυρηνικός πόλεμος. Και θα φανταστείτε ότι ρίχνουν 100 πυράβλους εναντίον της Αμερικής οι Ρώσοι και 100 πυράβλους που, που έχουν περισσότερος οι Ρώσοι, αλλά λέμε τώρα, και 100 πυρηνικούς πυράβλους οι Αμερικανοί προς τους Ρώσους. Θα πρέπει να το δείτε σε επίπεδο στόχων. Η Ρωσία είναι μια αχανής χώρα, αχανής, τεράστια. Και στην πραγματικότητα. Τα μόνα κέντρα τα οποία μπορεί να χτυπήσει και να κάνουν κάποια ζημιά είναι δυο-τρεις μεγάλες πόλεις. Η Μόσχα, η Αγία Πετρούπολη το, και κάποια κομβικά άραση με τον Οβοσυβήριξης εργό και κάτι τέτοια. Λοιπόν, ενώ οι Αμερικανοί ένα πύραυλο να ρίξουν οι Ρώσοι και να φτάσει στην Αμερική όπου και να πέσει θα έχουν εκατομμύρια θύματα. Διότι η Αμερική έχει τεράστιες μεγάλες πόλεις παντού, πυκνοκατοικημένα παντού. Δηλαδή έχει Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστόνη, Μασακουτσέτη, ε, Λοσάντζελε, Σαν Φραντζίσκο, ε, ε, Τέξα, πώ το λένε, Ντάλλα, ε, Χιούγκο. Παντού, Houston, παντού, παντού. Παντού. Όπου, όπου και να ρίξουν. Επομένω, οι 100 πυρηνικοί πύραυλοι που θα ρίξουν οι Ρώσοι προς την Αμερική θα αφανίσει όλη την Αμερική. Όλου του Αμερικάνου. Οι 100 πυρηνικοί πύραυλοι όμως που θα ρίξουν οι Αμερικάνοι προς τους Ρώσου θα καταθέτουν τη Μόσχα απλά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι αυτό το γεγονό που θα προσπαθήσει ίσω με αυτό το σκεπτικό οι Αμερικοί να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο γιατί ξέρουν ότι θα χάσουν. Σα το λέω αυτό το υπογράφω με το αίμα μου. 100% σίγουρο είναι αυτό που σα διηγεί. Αν το πάνε από βέβαια αυτό και φω φανάρι, τώρα άμα βλέπει μέρα ανοίχτα τα σερial στην τηλεόραση, δεν μπορεί να έχει και άποψη για τα τεκτενόμενα. Για τον ΕΟΕΛΙΝΑ μιλάω κυρίω. Ναι. Λοιπόν. Το, πρόβλημα, το φόβος μας λοιπόν είναι ότι αν πιέσουν ακόμα περισσότερο τη Ρωσία με τον πόλεμο αυτό να, να τον συνεχίζει και η Ρωσία για διάφορους λόγους τον συνεχίζει, θα έχει 100% τελικό αποτέλεσμα να ρίξουν πυρηνικούς πυράβλου. Γιατί διότι δεν θα έχουν άλλα λεφτά να τα διαθέσουν και θα ρίξουν τους πυράβλους που είναι τζάμπα. Να πούμε εδώ, λοιπόν, για να κλείσουμε, αγαπητοί φίλοι. Μη μα Οχτώ του μηνό έχουν εκλογέ. Θα φύγει το Ραμολή. Έρχεται ο άλλο, ο οποίο τέσσερα χρόνια δεν έριξε ούτε σφαίρα με σφεντόνα. Και πήγε και στην Βόρεια Κορέα και λέει: Μεγάλε να σου πω, είσαι σε παραμυθολογία. Λοιπόν, αυτό. Θέλω να πω και ένα είναι... τελικό σχόλιο πάνω σε αυτά, αυτά, Γιώργο. Παρακαλώ. Το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη Ο λόγο που γίνεται αυτή πόλεμη η καταστροφική, άμα γίνει δηλαδή ένας τέτοιος πολύ καταστροφικός πόλεμος που θα γίνει και αυτή, συνήθως είναι ο εξή. Ε, δεν κινείται ε, επειδή θέλουν να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλουν να φτάσουν σε διάφορα στάδια προς αυτό το αποτέλεσμα, τα οποία προκαλούν τέτοιο πανικό, τέτοια αναμπουμπούλα, τέτοια θολούρα στα νερά, ώστε να το εκμεταλλευτούν αυτό και να κάνουν μεγάλες αλλαγές, οι οποίες να, ε, ε, είναι υπέρ τη παράταξη που τα κάνει. Στην προκειμένη περίπτωση τη σκοτεινή αρνητική παράταξη. Έτσι λοιπόν, ε, να σα φέρω ένα παράδειγμα που το έχουμε ίσω ξανασυζητήσει πολλοί μεταξύ σα, το έχετε συζητήσει στο παρελθόν, δεν ξέρω, εγώ το έχω κάνει, για την Ελλάδα για παράδειγμα, να σας φέρω να, δηλαδή σα ένα μικροκοσμικό παράδειγμα, σε μικρή κλίμακα, εδώ στην Ελλάδα. Ο, ο, ο τελευταίο μεγάλο πόλεμο που έγινε εδώ για μα, σε τι ήταν πάνω απ' όλα καταστροφικό, να σα πω εγώ σε τι. Ότι σκοτώθηκαν όλοι οι καλοί άνθρωποι. Όλοι, όλοι οι άνθρωποι, οι διανοούμενοι, οι σοφοί άνθρωποι, οι καλλιτέχνε, οι άνθρωποι που είχαν έμπνευση να κάνουν πράγματα αυτού, όλοι αυτοί στους οποίους βασιζόταν η Ελλάδα για να έχει ένα καλύτερο μέλλον πνευματικά, πολιτιστικά, τεχνολογικά, επιστημονικά από όποια που θα το δείτε σκοτώθηκαν στον πόλεμο αυτή και μείνανε οι γερολαδάδες, οι μαυραγορείτες και οι άνθρωποι οι οποίοι δολίω κατάφεραν να μην σκοτωθούν. Οι δοσύλλογοι αυτοί... κλπ. Οι δοσύλλογοι και όλα αυτοί. Αυτοί όλοι δημιούργησαν τι γενιέ του και είναι οι οικογένειε που κυβερνάνε την Ελλάδα από εκείνο το σημείο και μετά. Το καταλαβαίνετε. Έτσι δηλαδή όλα τα σημαντικά πόστα, άμα τα πάρετε προ τα πίσω, είναι τέτοιοι. Βέβαια υπάρχουν εξαιρέσει εννοείται. Έτσι. Εγώ για το γενικό κανόνα. Το ίδιο συνέβη και στη Γερμανία. Του Γερμανού του γενοκτόνησαν οι Σοβιετικοί. Εγώ απορώ πώ υπάρχουν Γερμανοί ακόμα. Κανονικά του έχουν σκοτώσει όλου του Γερμανού. Γενοκτονήθηκαν οι Γερμανοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και όμω υπάρχει ακόμα Γερμανία. Άμα το ψάξετε λοιπόν, θα δείτε ότι ένα μεγάλο πληθυσμό τη Γερμανία που θεωρείται Γερμανία σήμερα δεν είναι τα αλήθεια Γερμανοί. Αλλά έχουν αντικατασταθεί ω Γερμανοί από αυτού οι οποίοι σκοτώθηκαν, που ήταν το, το μεγαλύτερο ποσοστό τη Γερμανία. Όλοι οι άντρε σκοτώθηκαν. Τη γυναίκε τη σκοτώνα και τη βιάζαν όταν μπήκανε μέσα, θα τα περάκα το τα σκοτώθανε του βαρισμού. Εκατομμύρια ανεκρίσει στον πόλεμο, ρε, παιδί μου. Ναι, σκεφτείτε μόνο Πρώτο ότι μόνο ο βαρδισμό τη που κατέφθασε όλη την πόλη με δηλαδή πω 10.0 εκρού. Ένα βαρυσμότητου που καναμε. Δεν κατοίχε όρθια να μείνει μόνο. Ναι. Λοιπόν, χωρί γιατί έγινε μέχρι τάσει του Βερολίνο και τι έγινε στο Βερολίνο. Λοιπόν, επομένω οι Γερμανοί δεν πρέπει να υπάρχουν τώρα. Είναι αυτό που συναγείται να υπάρχει, Γερμανία, δηλαδή. Είναι μια πλαστή δημιουργία, περίεργη. Και βρέθηκε τώρα η υπόθεση. Μπορώ να σα πω και άλλα παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ναι, ναι, ναι. Και Ειπομένου... βρέθηκε τώρα η υπόθεση να του βάλουμε κυρώσει. Αυτό κυρώσεις... είναι το πρόβλημα. Ότι αν γίνει λοιπόν ένα μεγάλο πόλεμο, καταλαβαίνετε, οι πονηροί κατά τα στάδια του πολέμου αυτού θα πάρουν τα πόστα, θα πάρουν τα πράγματα στα χέρια του, τη μαύρη αγορά, τα λεφτά, το απόστα την... στα πανεπιστήμια κτλ. Παντού, που ήδη τα έχουν, βέβαια. θα πάρουν ακόμα περισσότερο ο καλός κόσμος θα έχει προβλήματα με τον πόλεμο και αυτοί θα ξεφύγουν με κάποιο τρόπο. Το ε, ίδιο έγινε α... και εδώ και κάνανε αντίσταση στο Καρτιολατών στο Παρίσι και μετά ναι. έρθανε εδώ και λένε είμαστε αντιστασιακοί και άμα έχει λίγο μυαλό, αγαπητοί φίλοι πέφτεις κάτω τα γέλια πέφτεις κάτω τα γέλια κάνε αντίσταση στη Γαλλία Λαήτρα η σύγχρονη ναι. αντιστασιακή του Πολυτεχνείου και της Εντάξει. Λοιπόν, Αυτέ λοιπόν είναι κάποιε διαστάσει, αυτό το πούμε έτσι, τη κατάσταση των πολέμων γενικότερα και του συγκεκριμένου πολέμου που γίνεται, οι οποίε είναι οι καθοριστικέ διαστάσει, πλάστο μυστικό πόλεμο, που κανένα δεν τα συζητάει για κάποιο λόγο, ο οποίο είναι επίση ύποπτο. Το γεγονό δηλαδή ότι κάποια από αυτά τα πράγματα ενδεχομένω να τα ακούτε πρώτη φορά από τον Αλμπίντο και από τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, αυτό λέει πάρα πολλά. Γιατί δεν τα συζητάει κανένα, Να πούμε εδώ λοιπόν στου φίλου και να το μαζέψουμε ότι το 1 τρίτο εδαφικά το έχει η Ρωσία ήδη, το άλλο 1 τρίτο κάμπου, σιτάρια κλπ. τα έχουν αγοράσει οικοπεδικώ τρει αμερικανικέ εταιρείε. Μπείτε να τα δείτε, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μα. Και η Ουκρανία όπω την ξέραμε θα μείνει εν τρίτο. Και αν λοιπόν ε, πατήρ πάντων πόλεμο, δεν ξέρω πώς δι διάβασα την άλλη φορά, σκεφτείτε το άπλο. Για να νικοδομηθεί ό,τι έχει πέσει ε, θέλει καμιά 40 χρόνια και γελάνε οι εταιρείε δομικών υλικών, χαλίκια, του λάσπες ε, κουφώματα. Για βάλτε το κάτω να το δουλέψετε, δρόμοι, υποδομέ κλπ. Δουλίτσα φτιάξανε για τα επόμενα 40 χρόνια. Ε, όπως, όπως κάνανε και στη Γερμανία και έπεσαν όλοι απάνω. Όπω κάνει και στο Ιράκ. Όλοι απάνω να την ανασυστήσουν τη Γερμανία. κάνανε και στο Ιράκ κύριο. Όπω κάνανε στο Βιετνάμ Παντού. αυτή Το Βιετνάμ πετάει ε, ε, τώρα Βιετνάμ οικονομικά. Όχι, Οικονομικά πετάει το Βιετνάμ αυτή τη στιγμή ω χώρα. Και λοιπόν. πληθυσμιακά. Και πληθυσμιακά. Λοιπόν, πήγαν τώρα να δήρουν αυτό που έχει ενέργεια και φαγητό, δηλαδή στάρια και τέτοια, για να του βάλουν κυρώσει. Ποιοι. Αυτοί που δεν έχουν ξύλο να κάψουνε. Δηλαδή, πέφτει κάτω τα γέλια, αγαπητοί φίλοι. Βλέπω τηλεοράσει και είναι σαν να βλέπω μυκημάου όταν ήμουν πιτσυρικά. Γεωργό, επειδή μου σά είπαμε όλα αυτά, το οποίο τα λέμε, εγώ θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο, έτσι, σαν Πα... επιλογάκι σε αυτό που είπα. Παρακαλώ. Είναι το εξή, ότι ναι, με ενισχύουν όλα αυτά που λέμε τόση ώρα, όπου όπω καταλαβαίνετε, δίνουν ούτε, μια κάπω πιο θετική ματιά στη Ρωσία, αλλά. Εμεί ω Έλληνες, η σύμαχή μας δεν είναι οι Ρώσοι. Οι σύμμαχοί μας και αυτοί που μας έχουν βοηθήσει και αυτοί οι οποίοι μας καρτάνε πισινή συνέχεια είναι οι Αμερικάνοι ή το γεγονός ότι συμμετέχουμε μέσα στον Αμερικανικό σχηματισμό. Και οι Αμερικάνοι το έχουν κάνει έμπρακτα αυτό το πράγμα. Οι Ρώσοι δεν μας έχουν βοηθήσει ποτέ. Μάλιστα όταν σε κάποια φάση χρειάστηκε αυτοί πήγανε με τους Τούρκους ε, και με τους κλπ. Επομένω και μάλιστα πολλά πράγματα, ο, ο, ο λεγόμενο δικό μα δημιουργήσει δημιουργήθηκε από του Ρώσου εδώ πέρα για να πάρουν τα πράγματα να περάσει η Ελλάδα στη Σοβιετική Ένωση. Και με τι μύρε αυτού τον εξοπλισμού, Άμα νικούσαν δηλαδή, τώρα εμεί θα, θα είχαμε μερικά χρόνια που θα είχαμε βγει από το σιδηρού παραπέτασμα. Θα ήμασταν κάτι σαν, την, σαν το. πώ το, το λένε λοιπόν, Απλά επομένως, επίσης, αυτή... η το τζαμπάνι. Λοιπόν, η ισορροπία Προσχέτω αν δεν το συνειδητοποιείτε, στην καθημερινότητά σα, είναι αμερικανική. Ακόμα και το ροκεντρόλ που εμεί γουστάρουμε είναι αμερικάνικο, δεν είναι ρωσικό. Ε, και τα πάντα τα οποία κάνουμε στην καθημερινότητά μα και οι συνήθειε σα, όλε, είναι αμερικα, αμερικα, αμερικανικέ. Έχουμε επιπλέον, η ομογένειά μα, όλοι εμά, είναι στην Αμερική. Να διευκρινίσουμε εδώ όμως, Όχι η ομογένειά μα στη Ρωσία, αν υπάρχει. Που σίγουρα υπάρχει, δεν κάνει τίποτα υπέρ τη Ελλάδο στην Ρωσία. Αντίθετα, ακόμα και η εκκλησία η ρωσική, που είναι ορθόδοξη και λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι και εμεί ορθόδοξοι και αυτοί, έχουν σηκώσει δικό του μπαϊράκι. Δεν μα δέχονται εμά στην ορθόδοξη ιεραρχία. Νομίζω ότι θέλουν να είναι αυτοί από πάνω. Να διευκρινίσουμε εδώ για να μπαράξει η ιεραρχία. Επομένω, ακόμα και η ομογένειά μα, δηλαδή όταν μιλάμε για του Αμερικανού, εννοείται και του εκατομμύρια Έλληνε που είναι Αμερικάνοι. Δεν ισχύει το ίδιο όμω για τη Ρωσία. Και επιπλέον το ξαναλέω, δεν μα έχει βοηθήσει ποτέ η Ρωσία. Ούτε πρόκειται να το κάνει. Να διευκρινίσουμε εδώ και να δούμε. Παρεξηγηθούμε... τώρα Ρωσία είναι εχθρικά απέναντί με το ζόρι κιόλα. Δεν σύμφινε. θα πρέπει να συμμετέχουμε. Θα πρέπει να το παίξουμε ουδέτεροι. Όπω κάνουν ναι. πιο έξυπνοι λαοί από εμά. Να στείλουμε νοσοκομιακό υλικό. Ναι. Λοιπόν, να μην παρεξηγηθούμε όμω, γιατί μα ακούνε πολλοί. Δεν εννοούμε την πολιτική σκομότα, την Αμερικανία, εμεί αγαπητοί φίλοι. Εννοούμε τον τρόπο. Επιρροή στην καθημερινότητα. Δεν λέμε τώρα το υψηλό επίπεδο πολιτική που παίζεται. Ναι, ναι. Λοιπόν. Σαφώς, δεν είναι δεν δέχω... αυτό. γουστάρουμε αυτό που είναι τώρα. Οι Αμερικανοί ναι. Όπως και κάθε άλλο, όπω και κάθε άλλη χώρα ε, λειτουργούν για το δικό τους συμφέρον. Έτσι. Δεν λειτουργούν για μας ακόμα και οι γάλι που έχουν αποδείχτεί πολλές φορέ η καλύτερη σύμμαχή μα. Η καλύτεροι είναι η γάλι. Βίβλα Φράντ! Και να σα διαβάσω σαν επίλογο. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχει απειλή καθόλου. Θέλω να κάνω ένα επίλογο. Δεν θέλω. Τα έχει καλύψει όλα και με την κουβέντα και με τι ερωτήσει των φίλων και λοιπά. Είμαστε οκ. Επειδή μου ζήτησε να σα το διαβάσω η συγκυβερνήτριά μου και με την κουβέντα μου διέφυγε. Είναι σημαντικό και πρέπει να ακουστεί. Παρακαλώ. Είναι και είπα για Γάλλου. Και αναρωτήθηκαν πολλοί επίση για τη φωτεινή θετική παράταξη. Λοιπόν. Τώρα τελευταία ένα Γάλλο στρατηγό, ο Κρίστιαν Μπλαντσόν. Από του μεγαλύτερου Γάλλου στρατηγού έχει γράψει μια ανοιχτή επιστολή η οποία έχει προκαλέσει σάλλο σε όλη την Ευρώπη και τα, τα μεγάλα συστημικά μίντια την αποκρύπτουν. Και σε αυτή την επιστολή ο Κρίστιαν Μπλανσόν ο οποίο φαίνεται από μόνο του και από τη φάτσα του και από τη δραστηριότητά του και από την επιστολή αυτή ότι είναι άνθρωπο τη φωτεινή θετική παράταξη. Σε αυτά που θα σα διαβάσω τώρα είναι ο μυστικό επάνω του. Και, και αναβουσδύνουν τα λαμπάκια για τη φωτεινή θετική παράταξη. Γίνει δηλαδή τη αντίστασης, σαν να λέμε, εντός στους Λοιπόν, επένεσε τους πολίτες που αρνήθηκαν τα πειραματικά εμβόλια για τον COVID-19 με αυτή την ανοιχτή επιστολή που έχει προκαλέσει σάλο, γίνεται χαμός. Αλλά δεν την παίζουν τα μεγάλα μήντια. Θα τη διαβάζω. Μεταφρασμένη στα ελληνικά. Ακόμη, είναι συγκινητικότατη. Ακόμη και αν ήμουν πλήρως εμβολιασμένος. Στα του τους του που άντεξαν στη μεγαλύτερη κοινωνική πίεση που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Πίεση από φίλους, συναδέλφους, γιατρούς, ακόμη και από συζύγους, γονείς ή και παιδιά. Οι άνθρωποι που επέδειξαν τέτοιες ικανότητες και τέτοια προσωπικότητα, θάρρος όπως και κριτική ικανότητα ενσαρκώνουν αναμφίβολα τα καλύτερα Δείγματα της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται παντού, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλες τις ηλικίε, σε όλα τα επίπεδα παιδείας, τις χώρες και τις απόψεις. Είναι συγκεκριμένου είδους άνθρωποι. Είναι οι στρατιώτες που κάθε στρατός του φωτός θα επιθυμούσε να έχει στις τάξεις του. Είναι οι γονεί που κάθε παιδί επιθυμεί να έχει και τα παιδιά που κάθε γονιός ονειρεύεται να αποκτήσει. Είναι όντα, ιδιαίτερα, πάνω από τον μέσο όρο των κοινωνιών του. Είναι η ουσία των λαών που έχουν χτίσει όλους τους πολιτισμούς και έχουν κατακτήσει τους ορίζοντες. Και είναι εκεί, δίπλα σου, φαίνονται φυσιολογικοί, αλλά είναι υπερήρωες. Σούπερχηρό. Έκαναν αυτό που οι άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν. Ήταν το δέντρο που άντεξε στο τυφώνα των προσβολών, των διακρίσεων και του εσχρού κοινωνικού αποκλεισμού και το έκαναν από την πίστη τους και μόνο γιατί νόμιζαν ότι ήταν μόνοι τους και πίστευαν ότι ήταν μόνοι τους Αποκλεισμένοι ακόμη και από τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια των οικογενειών τους δεν είχαν βιώσει ποτέ τους τίποτα τόσο σκληρό Έχασαν τις δουλειές τους, άφησαν την καριέρα τους να βυθιστεί και φτάσαν στο σημείο να μην έχουν άλλα χρήματα αλλά δεν τους ένοιαζε Υπέστησαν αμέτρητες διακρίσεις, καταγγελίες, προδοσίες, προσβολές και ταπεινώσει, Αλλά δεν λύγησαν. Συνέχισαν. Ποτέ άλλοτε στην ανθρωπότητα δεν υπήρξε τέτοια κοινωνική πίεση. Το τονίζω. Ποτέ. <Τι> Τώρα ξέρουμε όμως ποιοι είναι οι πραγματικοί αντιστασιακοί στον κόσμο μας. Οι γυναίκες, άντρες, γέροι, νέοι, πλούσιοι, φτωχοί, κάθε φυλής και κάθε θρησκεία. Οι ανεμβολίαστοι, οι πεισματικά ανεμβολίαστοι, οι εκλεκτοί της αοράτης κυβωτού. Οι μόνοι που κατάφεραν να αντισταθούν όταν όλα γύρω τους κατέρεαν. Έχουν περάσει, έχ, τώρα απευθύνεται σε αυτούς και λέει, έχετε περάσει μια ασύλληπτη δοκιμασία που πολλοί από τους πιο σκληρούς πεζοναύτες, πράσινους μπερέδες, αστρονάφτες και ιδιοφυείς δεν μπόρεσαν και δεν μπορούσαν να περάσουν. Είστε φτιαγμένοι από τους σπουδαιότερου που ζήσανε μαζί μας, αυτούς τους ήρωες που γεννήθηκαν ανάμεσα σε απλούς ανθρώπους και λάμπουν στο σκοτάδι. Στρατηγός Κριστιάν Μπλανσόν. Μια ανοιχτή επιστολή του Γάλλου στρατηγού Κριστιάν Μπλανσόν. Βλέπετε το θάρρος, την τόλμη και την, το ρίσκο που παίρνει ένας εν ενεργεια στρατηγό του Γαλλικού στρατού Μεγάλο, επιτελικό, για να γράψει αυτή την ανοιχτή επιστολή προς την ανθρωπότητα. Και αυτό, αν δεν σας λέει κάτι εσά, μου λέει εμένα για το μυστικό πόλεμο. Και θα πρέπει να σας προβληματίσει και ελπίζω να σα συγκίνησε όπω με συγκίνησε και εμένα. Να, και εμένα. να, να θυμίσουμε εδώ στου φίλους Παντελή ότι προσφάτω, δεν πάει πολύ καιρό, αφού ο πόλεμο και ξεκινήσει, αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση τώρα, γερμανό στρατηγό δημοσίω είπε ότι. Ο άλλος έχει δίκαιο και πρέπει να σταματήσει αυτό, είναι μια χαζομάρα κλπ λοιπά και λοιπά και την άλλη μέρα. Εν ενεργεία γερμανός στρατηγός πρόσφατα, από το Γενικό Επιτελείο της Γερμανίας. Λοιπόν, να βλέπετε πίσω την κουρτίνα, αγαπητοί φίλοι, είναι ωραία, δεν κρατάει μόνο τον ήλιο απόξω, κρατάει και τις ειδήσει. Λοιπόν, Παντελή, με ε, σε έχω χάσει λίγο Κιώργος, δεν μπορούσα να διακρίνω αυτά που έλεγε γιατί έχεις κάποια παράσυτα δυστυχώς. Είπα, είπα Τώρα κάνει προσπάθεια σε συγκυβερνήτητα να ακούγεσαι καλύτερα. Τώρα με ακούς. Ναι, λίγο καλύτερα, αλλά πάλι με κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Είπα λοιπόν για να τα ακούσει και εσύ, θα, <coughs> να το καταγράψουμε ότι προσφάτως γερμανός στρατηγό σε δημόσια θέα είπε ότι είναι λάθος αυτά που κάνει η Δύση προς την πλευρά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία και λοιπά και, λοιπά και πρέπει αυτό να αλλάξει και αυτοματός επειδή δεν ήταν στο σχέδιο που έχουν αυτοί ετοιμάσει για τόση ώρα ανέλειες, την άλλη μέρα έπαψε να είναι στη θέση του τόσο απλά ναι δεν θυμάμαι το όνομά του οι θυσίες, το του. οι ηρωικές κινήσεις και οι απόλυες ενδυναμώνουν τι καταστάσει και τα πράγματα δεν τι αδυ... αδυνατίζουν. Πολλοί έχουν θυσιαστεί έτσι και πολλοί έχουν πληγεί συ... πολλέ φορέ και με τι μεγαλύτερε θυσίε. Όπω έχει συμβεί πολλέ φορέ στην ιστορία τη ανθρωπότητα και ειδικά στην ιστορία τη πατρίδα μα. Εγώ αυτό που έχω να σα πω σαν παντελή και σα το λέω ειλικρινά από την καρδιά μου, όπω τα καταλαβαίνω εγώ τα πράγματα, όπω τα γνωρίζω εγώ και όπω τα παρατηρώ εγώ. Σας διαβεβαιώνω πέραν πάσης αμφιβολίας πως οτιδήποτε κι αν είναι, κι αν είναι αυτό που προσπαθούν να πετύχουν είτε με όλες τις κινήσεις που βλέπετε είτε με του πολέμους που γίνονται είτε με όλα αυτά αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι 100% βέβαια ότι θα αποτύχουν και να είστε να μην παραμυθιάζετε από την απειλητική του προπαγάνδα και να είστε αισιοδόξοι και δυνατοί και να κάνει ο καθένας σας προσωπικά, όχι κοινωνικά, προσωπικά ο καθένας σας ό,τι καλύτερο μπορεί εκεί που είναι με αυτά που έχει. Και αυτό αρκεί και είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή απέναντι στον αγώνα του Φωτός εναντίον του σκοτούς που προσπαθούν να επιβάλλουν. Και σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα τα καταφέρουν. Γιατί, διότι, πο, διότι πολλές φορές στάσανε στο παραπέντε να τα καταφέρουν και δεν τα κατάφεραν και δεν θα τα καταφέρουν και τώρα γιατί υπάρχει και η αντίσταση στον κόσμο και η καρδιά και η ψυχή του κάθε ανθρώπου, ενώ αυτοί είναι τεχνοκράτες οι που δεν πιστεύουν σε τίποτα. Έχετε ακούσει που λέγανε ότι οι Ρωμαίοι κατάφεραν και νίκησαν τους Έλληνες και όλα αυτά εδώ επειδή πιστεύανε ακόμη σε πράγματα που οι Έλληνες που είχαν παρακμάσει και όλοι οι άλλοι δεν πιστεύανε σε τίποτα. Και παντός, αντίστοιχα παραδείγματα μπορώ να σα φέρω από όλη την ιστορία τη αυτοί που πιστεύουν με την καρδιά του και την ψυχή του τα πράγματα τα οποία υποστηρίζουν και εκπροσωπούν, είναι αυτοί που καταφέρνουν στο τέλο και νικούν σε όλε τι συγκρούσει και σε όλου του κρίσιμου πολέμου. Και αλλήμονα να μην συνέβαινε έτσι. Δεν έχουν νικήσει ποτέ. Ούτε κατάφεραν ποτέ να κάνουν του ανθρώπου ρομπότ, ούτε θα τα καταφέρουν τώρα. Σα το υπογράφω μέσα από την καρδιά μου. Παντελή, Γιαννουλάκη. Αλήμονα και να το καταφέρνανε, επαντελή. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά σήμερα από το μυστικό διαστημικό σταθμό Γιώργος ευχαριστώ για την παρέα που μα έκανε σήμερα Και για και τις ερωτήσει και, και για τα σχόλιά σου Και για τη σύνδεσή μα αυτή Που αυτή τη στιγμή την λύγουμε Βάζουμε το αποχαιρετιστήριο μουσικό κομμάτι μα Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας Για την επόμενη εκπομπή του μυστικού διαστημικού σταθμού Την τρίτη, με, με, λίγο μετά τις 10 ή 10 Στον Αλμπίντο 14 να σε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά στον Αλμπίντο που έκλεισε τα οκτώ ε, του χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ναι, τώρα ναι. τον Αύγουστο. Ναι, ναι, ακριβώς. Να, Να σε καλό καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Σε ευχαριστώ που μας ακούσατε. Γεια χαρά. Shake my head and shiver They smile and they stab my back as they shake my hand Send ο σα απόψεις μα όποιες και να είναι αυτές και έρχονται γιορτές στη Ρίξτε Αλπέντο και τους συνεργάτες υπάρχει βιογραφία ανεβασμένη στο πάνερ βιβλία να τα προμηθεύτε για τώρα στη περίοδο που μπαίνουνε Δε ανεβού στην βρε όλε και κάποιε ομιλίε μέχρι πριν σε χρόνια πάρα πολύ ωραίο χώρο. Θα κατέβει και παντελήσατερνή και τρει-τέσσερι άλλε φίλη με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Θα ανημερώσω εννοείται Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους Μη φύγει κανεί Μετά από ένα μικρό μουσικο διάλειμμα Η θα παιχθεί σε επανάληψη Για τους φίλους που δεν την άκουσαν από την αρχή Και όχι μόνο Να στολίγαλα καλό βράδυ